Μαστε για σήμερα καλησπέρα, Αλβέντε 14 τελικά, το φουλ του άστρου. σήμερα, πολύ δυνατό Έχουμε φτιάξει το γήπεδο 5x5 είναι το γήπεδο σήμερα Κάχα εζώτηκε εντός ολίγου Έχει φέρει και την ομάδα του όλοι εδώ Τους προπονούσε 7 μέρες τώρα Μουσική Γιάννης Ριζόπουλος Μουσική Γιώργος Βασιλάκος Μουσική Θα πάμε σε άλλα αστρικά επίπεδα σήμερα Ο στρατηγός κονδύλι είναι εδώ Κώστας, και σέντερ ο κύριος Ματσότας Αθανάσιος Εγώ παίζω playmaker σήμερα Μικρή κάμερα, αν έχει φέρει το άτομο σήμερα, δηλαδή, μιλάμε για πολύ ανάρτηση. Να μην πω τίποτα άλλο. Εντάξει, Κατερίνα μου, δεν θα μιλάω σήμερα εγώ. Απλά θα έχω πολλή λογία. Χρόνια πολλά σε όλους για το διάστημα που έρχεται και θα διανύσουμε μέχρι τις 9 πρώτου που θα ξανακούσε το Γκάρλ γιατί οι άλλες δύο εκπομπέ τα Σάββατα πέφτουν ακριβώς αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και απέσου μετά την Πρωτοχρονιά οπότε για μαζευτείτε για να ξεκινήσουμε Είναι η τελευταία εκπομπή του 1915 Εδώ και 10 χρόνια δηλαδή, τώρα έχουμε 2015. Λοιπόν, στέλνουμε την καλησπέρα μας, τα χρόνια μας πολλά, την καλημέρα μας σε όλο τον πλανήτη από το Σίδνεϊ μέχρι τη Νέα Υόρκη και από την Σουηδία μέχρι τη Βραζιλία Η εκπομπή είναι long live version σήμερα θα πάει μακριά η βαλίτσα Η Ντόρωθή κανονικά την Κυριακή θα είναι στο μικρόφωνο και αύριο θα σας πω μετά και την άλλη Κυριακή και την παράλληλη Εγώ δεν έχω εορτέ και πανηγύριση είμαι εδώ everyday. Αύριο έχω μεγάλα ονόματα εδώ τη Showbiz, μην χάσετε τους άγνωστος επισκέπτες. Περιμένω το Φερεντίνο, περιμένω το Τουρνά, μπορεί να μην έρχεται κανένα, είναι ψυχαστηνή χρώμια αυτά τα άτομα. Την κυρία Μαρούπα την πεινικό λόγο για να μην μας δέσουνε να έχουμε κάποιον να μας στηρίξει. Εάν δεν έρθετε τη Δευτέρα στο Vibe Loft στην οδό Κουζέ 4 στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης μετά τις 6 που ο Αλμπέντο θα είναι εκεί, άπαντες η παραγωγή θα είναι εκεί, όλοι οι εκπομπάρχες και θα παρουσιάσουμε τους εαυτούς μας και το πρόγραμμα το φετινό θα σταματήσει ο Αλμπέντο να εκπέμπει και θα πάτε στερητικό σύνδρομο. Καλησπέρα κύριε Οδιγκέρα. Και σου έχω ανοίξει. Α σου έχω ανοίξει λάθος μικρόφωνο με σε κύριε μου. Παρακαλώ. Ένα, δύο. Καλησπέρα. Μία μεγάλη εκπομπή, η οποία ήταν έτσι ένα... Ωνυρο χρονιά, όχι όνειρο ζωή. Είδε ο Αλμπέντο πρα, σου πραγματοποιεί τα όνειρά σου. Ναι. Κάτι το τσάμπιεσλινγκ, κάτι ο Αργυρόπουλο. Σε έχω κάνει μπαγάσα, ευτυχισμένο. Έτσι. Εσύ κοιτζοβάν Αβραγκούλη, το πετε και θα γίνει. Ε, Ακριβώ. Ε, ε, σήμερα είναι μια, έτσι, έχω ένα τράκα, αλλά και μια ιδιαίτερη έτσι, χαρά. Γιατί ε, έχω δίπλα φίλου και έχω και δίπλα άτομα τα οποία. Uh, ξέρω που αυτά που θα πούνε θα είναι τουλάχιστον αστρολογικά τεκμηριωμένα. Έχω άτομα τα οποία uh, είναι πολύ καλή στη δουλειά τους, είναι πάρα πολύ καλή αστρολογή. Uh, σε κάποια πράγματα μπορεί να μην οι απόψεις μας ταυτίζονται, όμως η ο σεβασμό και ο απέναντι προ, του ενό στο πρόσωπο του άλλου θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο. Ε, η εκπομπή αυτή καταρχήν θα είναι λίγο long version. Ε, ε, θα τη δείτε και ηχογραφημένη, μάλλον μαγνητοσκοπημένη, γιατί έχει έρθει εδώ ο Τάσο και την ε, τραβάει. Θα ανεβάσουμε εικόνα και θα ανέβει και στο site του σταθμού εκεί που λέει programs Αύριο ή Δευτέρα θα είναι απάνω θα Όρα Θα ξαναπεχτεί και μέσα στη βδομάδα θα ξαναπεχτεί, Θα τα πούμε αυτά Ωραία. Συνεχίζεις Επίσης θέλω να πω ότι στο blog astrolabor.blogspot.com Έχει αναρτηθεί όπως και στο astrology.gr οπωσδήποτε οι προβλέψει οι αιτήσει τι θα συμβεί στην Ελλάδα και στον κόσμο που έχω κάνει με τον αγαπητό φίλο και έτσι συνεργάτη στο αστρολόγιο επί χρόνια που έχουμε κάνει αρκετή λάτζα, το Γιάννη Τοριζόπυλο. <Ρι> Α... Σήμερα έχω μαζί μου... Αστρολογία τον... <Ρι> κάνετε ή είσαστε λάτζέριδες, τι λάτζα να πω. Εντάξει, ξέρει, έχουμε κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Uh, Λάτσα λέγεται σοβαρή. Εντάξει. Έτσι, ξέρω... Σήμερα εκτό από το Γιάννη το ριζόπουλο, έχω το Κώστα το κονδύλι, τον το τον τον Ματσότα και βέβαια και το Γιώργο τον Βασιλάκο. Ο Γιώργος τον έχω στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, τον έχω δεκάρι θα μπει να. Τη λένε, dream team, dream έτσι. team, αυτό είναι. Θα πετάξει τις προσωπογραφίε κάποιων ατόμων που χρειαζόμαστε και νομίζω ότι θα, πα, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορούσε να γίνει η εκπομπή νωρίτερα, γιατί είχα και εγώ ανειλημένες υποχρεώσεις, αλλά νομίζω ότι όσο και αν χρειαστεί να ξενυχτήσουμε, θα είμαστε εδώ Καρποδίνης θα πληρώσω το ταξί για να φύγω πίσω και όλα Όχι θα... αγόρι μου έχει τρένο μέχρι τις 2 σήμερα ah, okay, Κάνε okay. μας χάρη σε παρακαλώ πολύ Τι είσαι αγόρι Πάμε σε μια τραγουδάρα να οργανωθούμε και να Αυτό είναι δά... αφιερωμένο σε σένα Γιατί είσαι ο καλύτερος. Simply the best Ευχαριστώ πολύ I call you, I need you, my heart. Το αφιέρωσα. Προσεχτεί τι λέτε γιατί όλα τα μικρόφωνα ανοιχτά. Μιλάει ένας ένας ή θα έργηση αγκομοίρα επειδή είσαι ο καλύτερο. Καληστώ πολύ. Ε, σήμερα έχουμε καταρχήν μαζί μα το Γιάνιο Παζόμενο. Καλησπέρα γιάνι. Καλησπέρα και σε εσά. Χρονιά πολλά στον κόσμο και σε εμά χρόνια πολλά και ελπίζω να πάμε καλά σήμερα. Θα δούμε. Έχουμε επίσης τον α, Γιώργο του Βασιλάκο, καλησπέρα, Γιόργο. Καλησπέρα και χρόνια πολλά και από μένα. Έχω επίσης τον Κώστα τον κονδύλι Χρονιά πολλά και από μένα, την καλησπέρα μου Και βέβαια, πως το λένε και η Γκλέζη, the last but not least Τον καλησπέρα. Uh, Θανάση Μάτσοτα Καλησπέρα, καλησπέρα <laughs> Λοιπόν, τα είδαμε Εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα γιατί έρχονται εδώ, αυτοί για πάρτες όλοι μαζί δεν το καταλάβει Καταρχήν περνάμε καλά πρώτα. Αυτό είναι το βασικό δεύτερον, Ειδικά αυτή την περίοδο Δεύτερον είναι φίλοι δοκιμασμένοι ετών Έχουμε φάει ψωμί και αλάτι Εγώ τρώω έχω πει αλάτι το ψωμί φαίνεται Αυτή δεν τρώγαν τα αλάτι εντάξει. Λοιπόν <laughs> Και από εκεί και πέρα όλα καλά Θέλουμε να πούμε Επίσης μια καλησπέρα ε, Ειδική και ιδιαίτερη ε, μαζί με χρόνια πολλά Σε μια φίλη του σταθμού Και ε, φίλη του Astrolabor.blogspot.com Τη μελωδία Που είναι πάρα πολύ μακριά Είναι κάπου στην Αγγλία Ηλικία δεν λέμε Ποτέ Στις γυναίκες λέμε απλά χρόνια πολλά Και σταματάμε ε, Εντάξει ζούμε στην εποχή με τα μεταλλαγμένα Ό,τι θες λες να πούμε ε, Πες είναι 108 ετών Oh. Τι πρόβλημα έχει τώρα. Άρα. Λοιπόν, ναι. Α, Παιδιά, για να ξεκινήσουμε. Λίγο ε, καταρχήν θέλω να. Ε, καταρχήν σε ενημερώσω... έχουν πάρει χαμπαρίδε. Yeah. Λέει ο Καρλέλτρο για όλο το ψωμί και η υπόλοιπη του αλάτι. Φεβαιώ, θα έχουμε πει ε, Άρα μην το πει και η κοντεσπότη. Ωραία. Ε, ξεκινάμε. Ε, θέλω να πω στου φίλου του τσατ ότι καλό θα είναι να μην φορτώνουμε με ερωτήσει γιατί. Υπάρχει μια συγκεκριμένη σκαλέτα, ε, θα ξεκινήσουμε με Ελλάδα, να δούμε τι... Προτείνω εγώ λοιπόν, που είμαι ναι. ο μανάτζερ, ναι. να περιμένουν και ένα τέταρτο, ναι. οι φίλοι να ακούνε, mm. να μιλήσουν όλοι οι καλεσμένοι, να τοποθετηθούν και μετά έχουμε χρόνο απάνω σε αυτά. Και ό,τι δεν απαντηθεί από την κουβέντα, mm -hmm. να αρχίσουν να ρωτάνε, γιατί άμα τώρα λένε αν θα κάνει παιδί μιμή, και αν ε, ο Μπουτάρης παντρέψει τις κοπέλες και ο Καμίνης στα αδέρφια του, κατάλαβες τον να πω. Ναι. ναι. Αλλά, αγαπητοί φίλοι, μια σοβαρότητα να κρατήσουμε σήμερα. Είναι πολύ σοβαρή βραδιά. Πάμε. Ε, η πρώτη ερώτηση που είπα καλά, <laughs> να μην κάνεις και ερώτηση. Παιδιά, δεν θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Υπάρχει συγκεκριμένη σκαλέτα. Ε, ο καθένα νομίζω και ο Θανάση και ο Γιάννη από ό,τι θυμάμαι. Καλά εγώ έχω τοποθετηθεί. Για τον α, αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας Αύριο είναι τα καλύτερα Θέλει να πει κανείς κάτι ε, Θα το πάρει ο Τσίπρας πάλι <laughs> <laughs> okay. καλό, καλό, καλό. Λοιπόν, καλό, ξεκινάμε Ξεκινάμε πώς. καταρχήν με την Ελλάδα <laughs> Θα ήθελα από τον καθέναν από εσά <laughs> Μια πρόγευση Για το τι μελιγενέστε για το 2016 Και να ξεκινήσω τον εξάριστερόν και Ιδεολογική αριστερό. Έτσι βέβαια, ω το γκάλιντο Λοιπόν, να σε μάθω να μιλά. Δεν θα λε εξ αριστερών. Okay. Γιατί μπορεί να είναι στον καβάλο okay. θα λε μου. Okay. Okay. Κύριε okay. Βασιλάκο Γουστάρη. μου. ευωνίμων. Λοιπόν, ο εξ ευωνίμων. <χωρή> oh, τώρα. Πάμε. Λοιπόν, όπω έχουμε πει ήδη και στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε παρέα, συνοπτικά βλέποντα το θέμα, λέω ότι θα μα πουλήσουν. Αυτό λέω. Άρα, ουσιαστικά δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια αισιοδοξία ε, και πάλι η καλύτερη δυνατή η περίπτωση, το καλύτερο ενδεχόμενο είναι να παγώσουν κάποια θέματα. Ε, Κάποιε υποσχέσει όμω, και αναφέρομαι τώρα στα οικονομικά κυρίω, έτσι. Ε, Κάποιε υποσχέσει που έχουν δοθεί νομίζω ότι δεν θα τηρηθούν με οποιαδήποτε πρόφαση. Ε, ουσιαστικά, λοιπόν, αυτό είναι το, το μοντέλο τη χρονιά για την Ελλάδα στην οικονομία. Άρα. Να μην είμαστε και τόσο αισιόδοξοι, τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω. Mm. Και από την άλλη θα τη βγάλουμε με κάποιο τρόπο, όπω τη βγάζουμε κάθε φορά. Ε, να ρωτήσω κάτι για το θέμα. Ο σύντροφο Αλέξης έχει πορεία έτσι, το 16. Θα έχουμε εκλογές γιατί χρωστάω στο σχολείο κάνα δύο μαθήματα να πάρω τα δώσω την ευκαιρία. <laughs> να τη λοιπόν, ε, πολιτικές ζημώσεις ε, θα γίνουν και θα γίνονται ε, και θα έχουμε κάποιες εξελίξεις πέρα από το από τον Πρωθυπουργό τώρα που αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα κόμματα τα οποία ε, τα περισσότερα ή θα, ή θα συρρυκνωθούν ακόμα περισσότερο τα είχαμε πει και για το ποτάμι και ο κύριος Λεβέντης μπορεί να έχει πρόβλημα ε, γιατί τουλάχιστον από αυτά που θυμάμαι από το ροσκόπιό του δεν θα κρατήσει αυτή την ισορροπία που έχει και όλα αυτά βέβαια σημαίνει ότι θα τροφοδοτήσουν και την κυβερνητική πλειοψηφία Έτσι, αυτό είναι ένα, ένα ενδεχόμενο από και πέρα για τις εκλογές που ρωτάς, είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι ο πιο εκλογικός μήνας μέσα στον χρόνο είναι πάλι ο Σεπτέμβριος, όπως ήταν και φέτο. Okay. Ε, ωστόσο, δεν θα πω ότι θα γίνουν εκλογές. Θα γίνουν όμως θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις το, το Σεπτέμβριο του 2016. Σο, πολλά, σοβαρές, ε. ναι. Ε, Γιώργο ε, εσύ... Τι πιστεύεις για το 16 και πες μας και δύο λόγια για το μια που ανοίξαμε το θέμα του Έλληνα Πρωθυπουργού Έτσι ένα ορτεφ δώσε ε, Τι προβλέπεις για το Τζίπρα, τι έχεις δει στο χαρακτήρα του κτλ Εγώ θα επαυξήσω αυτά που λέει ο, που είπε ο Γιάννης και που συμφωνούμε όλοι σε όλα αυτά ε, Πιστεύω ότι ε, το παιχνίδι είναι 100% στημένο και επομένως δεν έχουμε οδό διαφυγής παρά μόνο την αντίδραση, την οποία δεν τη βλέπω. Πρέπει να γίνει μέσα στον καθένα, χωριστά και όλοι ομού μαζί. Εάν γίνει αυτό κάτι μπορεί να αλλάξει, αλλιώς πάμε βάση σχεδίου. Για τον Τζίπρα δεν θέλω να επεκταθώ τώρα, γιατί θα σας φάω πολύ ώρα. Ε, έχω, έχω, ένα, μία, έχω πάρει ένα μαγνητικό τομογράφο καινούριο τώρα. Και του έχω κάνει μια Ζημάξι. μαγνητική τομογραφία που λέει πάρα πολλά. Το μόνο που έχω να προσθέσω ότι ε, περνάει ο Πλούτονος από τις 15, θα περάσει τώρα από τέλος του χρόνου, στις 15 εγώ καιρο. Είναι η αντίθετη μοίρα από την 15 καρκίνου η οποία είναι πύλη της κοινωνική αναγνώρισης. Η 15 καιρο είναι η πύλη του τυχοδιώκτη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όταν ο Πλούτονας ε, πιάνει αυτή τη μοίρα ε, πόσο θα κυριαρχούν τέτοια, τέτοιες ενέργειες τυχοδιωκτισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί η Ελλάδα υφίσταται συνεχώς εκβιασμούς ε, θα κάνετε το ένα, θα κάνετε το άλλο και αν δεν το κάνετε θα γίνει καταστροφή κλπ. Ε, πιστεύω ότι θα ενταθούν αυτά τα πράγματα τώρα. Ωραία. Ε, Κώστα, εσύ από τη μεριά σου, γιατί βλέπω εδώ έχει και φάγκλα που έχουν αρχίσει και mm -hmm. ρίχτα κονδύλια και τέτοια. Λοιπόν, εγώ. Εντάξει, εγώ εξετάζω το οροσκόπιο το 3 Φλεβάρι 1830 με δεύτερη μοίρα δίμων τον οροσκόπων. Mm -hmm. Τέλο πάντων, δεν είναι τη στιγμή να τα πούμε αυτά. Έτσι. έτσι. Θεωρώ ότι θα έχουμε ένα οροσκόπιο τη ηλιακή επιστροφή με τον οροσκόπο στον καρκίνο και τον ήλιο στον όγδοο, που δείχνει μια εσωστρέφεια, λίγο να αποκτούμε. Okay. Μια διάθεση εθνικιστικών κινημάτων, ελπίζω να είναι όχι από μόδα, επειδή είναι ο οροσκόπο στον καρκίνο, το λέγεται, με κοιτάει ο Γιάννης με μισό μάτι έτσι περίεργο. Έτσι. Πιστεύω να μην είναι από μόδα, να είναι από συνέστημα. Εν γίνονται αλλαγέ στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά νομίζω ότι θα είναι. Εάν ξεφύγει δηλαδή μέχρι και τον Ιούλιο η κατάσταση, από Άνοιξη μέχρι και Ιούλιο, ίσως και το Σεπτέμβριο και που λέει ο μου. Πιστεύω ότι θα γίνουν αλλαγές μέσα από την υπάρχουσα Βουλή. Ε, λογικά θα φύγουν και κάποιοι Λεβέντες, ενώ από Λεβέντη, έτσι, άλλωστε, mm. ουδόν πληρώνει γιατί να μην γίνουν ανεξάρτητα να πληρώνονται και να πάνε αλλού. <laughs> Τέλος πάντων. Ε, ε, έχω την αίσθηση ότι θα πάμε. Εάν τα πράγματα μεγάλα στην παγκόσμια οικονομία, που θα τα πούμε πιο κάτω όμω, εντάξει. Γιατί παίζονται παιχνίδια και εκεί, ειδικά με την Κίνα και το κινέζικο Wuhan ε, λόγω του ήλιου στον 8ο οίκο, και αυτό είναι στο μεσοδιάστημα κρόνου ουρανού τη ηλιακή επιστροφή, θεωρώ ότι αν διευθετηθεί κάπω το θέμα του χρέου που έχει κάποιε πρόπτικες, βέβαια μπορεί να μην είναι μείωση, κούρεμα, Μεν αλλά μπορεί έπαιχας. να είναι. Ε, ναι, δεν ξέρω. Πώ τα λένε, ή μικρό ή μεγάλο το εννοεί Να. εσύ. Ναι, επέκταση ίσω. Ε, θεωρώ ότι από εκεί έρχεται μια διάθεση ανάπτυξη. Παράλληλα, έχουμε 5 στον πέμπτο οικονάρι τη Ελλάδα. Έτσι, μια διάθεση θα υπάρχει και για κερδοσκοπικά παιχνίδια στο εξυγιασμένο πατωμένο χρηματιστήριο. Και μια διάθεση επίση για μορφή επενδύσεων, ασχετά αν θα είναι από του ξένου ή από φαν κλαμπ ή οτιδήποτε. Ναι, γιατί επένδυση δεν σημαίνει ότι θα επενδύσω εγώ και εσύ και ο Ριζόπουλος. Έτσι, η πρωτική ανόδου σε μια οικονομία, δυστυχώς δεν μπορούμε να τη χρέος. Σίγουρα όμως αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα γίνουν, είτε με εκλογές στο διάστημα που είπαμε, χρεος σιγουρα ομως αλλαγέ στο κυβερνητικο σχημα θα γινουν ειτε με εκλογες στο διαστημα που ειτε απο την Υπάρχουσα Βουλή καταστάσει. Ταυτόχρονα με ανησυχεί, όσο μπορεί να με ανησυχεί, στην έκτη μοίρα κρυού που πέφτει το Μεσουράνημα, που έχει σχέση με το, το Δία να το τράγωνο τη Ελλάδα, που δείχνει ότι την κυβέρνηση θα την πολεμήσει η Έτσι η διαφθορά και η διαπλοκή. Και ταυτόχρονα και ο προγενέθλια Σελήνη παίζουν αυτά. Δηλαδή, σίγουρα θα υπάρχουν επιδράσει. Ωραία. Και τώρα να περάσω στη φωνή τη Κουμονδούρου, τον Χαμάητο Μάτσολα, <χει> να μα πει τα δικά του. Έχεις αρχίσει τα προβοκατόρια, ναι, ναι, βλέπω, ναι. επειδή ο κόσμος ξέρει ότι σε η συνιστόσα του Αλλά που δεν είπε στη φωνή του Πολυτεχνείου. Οπότε, πας να ρεφάρεις, βλέπω. That's it. Ε, θεωρώ ότι το πολιτικό σκηνικό φέτος θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ε, νομίζω ότι θα έχουμε πολλές ανακατατάξεις μέσα στο κοινοβούλιο, με ανεξαρτητοποιήσεις και τα λοιπά. Ε, ο Τσίπρας νομίζω ότι θα κάνει ένα νέο πολιτικό άνοιγμα. Όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, αν ήμουν στη θέση του δεν θα αγαφήσει το Λαφαζάνι να φύγει, θα φύγει και εγώ να κάνω ένα νέο κόμμα. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί, παίρνοντας κάποιους από τα γύρω κόμματα, δηλαδή από το Πασόκ, από το Ποτάμι κτλ. Ένα νέο τέτοιο σχηματισμό βλέπω. Θεωρώ ότι θα δυσκολευτεί αρκετά ο Τσίπρα. Θα έχει συνέχεια τον κρόνο απέναντι από τον οροσκόπο του. Αλλά έχει και το δία πάνω από τον προοδευτικό του ήλιο να πηγαίνει. Έρχεται τον πλούτο να σε τρίγωνο με τον προοδευτικό του ήλιο. Θεωρώ ότι μπορεί να αντέξει και θα αντέξει. Ε, τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα, θεωρώ ότι είμαστε σε μια πολύ ιστορική καμπή. Μοιράζεται ο κόσμο πάλι μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που σημαίνει ότι έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να πάρουμε ένα κομμάτι, να κάνουμε κουμάντο, έστω μαζί με το Ισραήλ ή ο οποίονδήποτε άλλον παρόμοιο, στην ε, Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εν όψη, θα τα πούμε μετά και στα διεθνή αυτά φαντάζομαι, εν διαμελισμού της Τουρκίας και όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται στη Μέση Ανατολή, θεωρώ ότι είναι ιστορική ευκαιρία αυτό το πράγμα για την Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορεί να κάνει. Εμπορικέ συμφωνίε με τη Ρωσία ή οτιδήποτε άλλο, χωρί να μπαίνει ε, στη μύτη των Αμερικάνων, που έχουν οπωσδήποτε γεωπολιτικά σχέδια και οργάνωση πολύ μεγαλύτερη από τη δική μα. Ε, στο θέμα του χρέου, πιστεύω ότι θα παίξει η αναδιάρθρωση στο πρώτο εξάμεινο, αλλά θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμεινο. Νομίζω ότι θα γίνει η αναδιάρθρωση του χρέου και θα είναι αρκετά καλή. Τώρα, με ποιο τρόπο, όπω είπε και ο Κώστας, θα γίνει, αυτό μπορώ να το ξέρω. Αν θα είναι λογιστική, αν θα είναι οτιδήποτε άλλο. Είναι σημαντικό το ότι η προηγούμενη ε, έκλειψη, η Σεληνιακή έγινε στην 5η μοίρα κρυού ζυγού, που είναι σημαντική για την Ελλάδα, όπως έχουμε ξαναπεί, γιατί ε, πέφτει σε αυτό το τετράγωνο διά πλούτονα και στην προγενέθλια έκλειψή της, οπότε έχει να κάνει με οικονομικά θέματα και παρασκήνιο. Αυτή η έκλειψη κατά έναν τρόπο θα επαναληφθεί τρεις και κάτι ζυγού κρυού, τέταρτη μοίρα δηλαδή, ε, θεωρώ ότι είναι λιγότερο σημαντική αλλά είναι εξίσου και τι δείχνει αυτό ότι συνεχίζεται το θέμα της διαπλοκής στο οικονομικό. Πάμε σε ένα τραγούδιο και επιστρέφουμε. Θα ακούμε αλπέντο 14. ακόμα Μάλλον από ό,τι μου λένε Κάποιο προβληματάκι έχει το τσάτ Θα επανέλθει Θα δούμε, δεν ξέρω ε, Μέχρι να αρχίσει να ρωτάτε τους φίλους που είναι εδώ Πιστεύω ότι θα Είναι οκ okay. Ενώ έχουμε εδώ δύο-τρία κομπιούτερ Κάποιο έχει τσάτ, κάποιο δεν έχει Θα τα βολέψουμε Λοιπόν, ακούμε Σάββατο βράδυ σήμερα και όπω κάθε Σάββατο τι 8, ακούμε το φουλ του Άστρου με τον κύριο Καρλ Χάιν Εξαιρετική εκπομπή σήμερα, με πολλού φίλου καλεσμένου. Και θα πούνε ό,τι νομίζουν ότι μπορούν να πούνε να μα διαφωτίσουν. Και μετά πάλι στα 9 Ιανουαρίου, που λέμε ο μήνα έχει 9, διότι συμπίπτει τα επόμενα δύο Σάββατα να είναι αμέσω μετά τα Χριστούγεννα και την Πορτχορνιά, Και εκπομπή δεν θα έχουμε. Άρα είναι η τελευταία του έτους, αγαπητέ Κάρολε. Επιστρέψαμε και πάμε λίγο να δούμε ε, να ξεκινήσω λίγο εγώ να οργανωθούν λίγο και τα παιδιά εδώ. Πάμε να δούμε λίγο τις κοσμικές συνθήκες που υπάρχουν. Πιο κοντά, πιο κοντά στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε Εκεί. λίγο τις κοσμικές συνθήκες τις οποίες επικρατούν, θα επικρατήσουν μάλλον, για το 2016 μόνο υπό το πρίσμα και μόνο με τους πλάνητες ουράνιαν. Δεν θέλω να Μπουκάρο στα φοράφια των παιδιών. <coughs> α, καταρχήν ξέρουμε ότι α, ο ήλιος θα ισούται με τη μηδενική κρυού είναι γιατί μπαίνει ο ήλιος εκεί. Αυτό παίρνουμε σαν ένα κτίριο έτο, του έτους. Ε, και, ε, παίζει πολύ κοντά ο Ποσειδώνας και έχουμε και τον άξονα από όλο να Καταρχήν μόνο και μόνο με την εμπλοκή του άξονα, τη δημιουργία μάλλον του άξονα μηδενική κρυού Ποσειδώνα, ε, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να έχουμε την αναζωπήρωση ή την έλευση νέων νομολισματικών ασθενειών Όταν εννοώ αναζωπήρωση ίσως η αναζωπήρωση αυτή να είναι με ασθένειε οι οποίες υπήρξαν στο παρελθόν τις είχαμε ξεχάσει και ξαναεπανέρχονται στο προσκήνιο Παράλληλα Ο βασιλιάς Αρρώστιας Λέ, λέω και δείχνει επίσης ότι πάρα πολλά πράγματα πάρα πολλές αποφάσεις οι οποίες θα γίνουν <laughs> ίσως θερούνται τελικά άνθρωπιας πάμε να δούμε λίγο τον υποθετικό κρόνο που δείχνει ότι σε γενικότερο επίπεδο θα υπάρξει η έλευση ενός ηγέτη ίσως να είναι ο Πούτιν ίσως να είναι που θα οδηγήσει το λαό στη δράση. Μην ακούσετε ζητήματα και χειρίας στο θέμα α, της, ε, στο θέμα της ε, Συρίας, γιατί ακόμα και να γίνει κάτι που το θεωρώ λίγο δύσκολο, θα έχουμε ε, κάπου άλλο να ξεσπάσει αυτή η κατάσταση. Ε, και δείχνει ότι ε, θα υπάρξουν εν μία σειρά ένα ντόμινο θα έλεγα από επιβράδυνση της οικονομίας σε κάποιες χώρες οι οποίες δεν θα ήταν το, το μυαλό μα, δεν θα πήγαινε εκεί αλλά και πιθανό να έχουμε χρεοκοπίες πόλεων, κρατών μεγάλων επιχειρήσεων ο ε, σε μιλά για εξτρεμισμό απειλέ, αλλά και πολύ σκληρη και δείχνει ότι θα υπάρξει ένα σύντημα μαζικής καταστροφής θα λέγαμε, το οποίο θα είναι απόρρια του πολεμικού μίσου και δείχνει ότι εντός μιας μεγάλης κοινότητας, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, να έχουμε κάποια ρήξη ή και απομπομπή. Πάμε τώρα στο Βουλκάνους. Ο Βουλκάνους ε, δημιουργεί ε, καταστάσεις πάρα πολύ περίεργες, μεγάλη βία. Το περίεργο είναι ότι ο Βουλκάνους πέφτει στο μεσουράνημα της Ελλάδας με βάση το χάρτη της μεταπολίτευσης και αυτό θα δείξω ότι η Ελλάδα θα έχει μια δύναμη, θα γνωρίζει τι δυνάμεις έχει και θα ξέρει πως θα παίξει ιδιαίτερα μετά τις 21 πέμπτου τα βαριά της χαρτιά. Τώρα 21 πέμπτο δεν ξέρουμε με μια κυβέρνηση Αυτό το λέμε Και πάμε και λίγο στο Κιούμπιντο Ο κιούπιτο υποδεικνύει Ότι είναι μια χρονιά Πάρα πολύ περίεργη Διότι θα βγουν στην επιφάνεια Από το παρελθόν Ζητήματα που σχετιζόντουσαν Με βρώμικο χρήμα Με υπόγειες καταστάσεις Αλλά και με παρασκηνιακές διαβουλεύσεις Συνεργασίες Οι οποίε τις θεωρούσαμε οι οποίες ήταν ε, δεδομένες ε, ίσως ε, διαπιστώσουμε ότι κάποιοι αλλάζουν στρατόπεδο αλλάζουν γενικά, γενικότερα οι στον κόσμο Αυτό έχει να κάνει με ένα γενικότερο επίπεδο Ωραία. Ε, Τώρα όσον αφορά για την Ελλάδα Για την Ελλάδα εγώ αυτό που θέλω να πω με πέντε επικεφαλίδες, γιατί τα έχω πει πάρα πολλές φορές, ο κόσμος με έχει ακούσει, οπότε κρίνω ότι καλύτερο θα είναι να ακούσει σας, που δεν έχετε τόσο πολύ συχνά βήμα. Ε, το πρώτο που θα πρέπει να προσέχουμε είναι ότι ο επόμενος που θα πληρώσει την νύφη ή εκτός εισαγωγικών θα είναι πρόσωπο από την Ιπποκράτους ή ο Βενιζέλος ή ο Παπαανδρέου θα έχουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα φέτος <coughs> με ανακριτές και τέτοια ή, ανάλογα με το πότε θα κινηθούν οι ποινικέ διαδικασίες μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από το Αστρόλογη αλλά και μέσα από τον προσωπικό μου blog α, θα πούμε την εξέλιξη της ποινική διαδικασίας αυτής επίσης αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η Ελλάδα είναι σε μια κατάσταση, σε ένα σταυροδρόμι Το οποίο το σταυροδρόμι αυτό, α, καλός ή κακός, α, θα το περάσει με επιτυχία Ο Αλέξης Τσίπρας α, θα πρέπει να αντιληφθεί πως οι εταίροι α, του έχουν ετοιμάσει το μαρτύριο του Σύσυφου και θα πρέπει αυτή την ευλογημένη, για να μην το πω σε άλλο μεμένη πέτρα, να την πετάξει και να φύγει. Ωραία. Και είναι η κατάλληλη περίοδο μέχρι το Μάρτιο να ξαναβάλει τον Περέτη της επανάσταση εάν θέλει να σώσει κάτι από το πολιτικό του μέλλον. Ε, ίσως η περίοδος του Ιουλίου, που είπαμε το όχι, να είναι η καλύτερη περίοδος από τώρα μέχρι και τις 20-22 Μαρτίου, ίσως είναι η καλύτερη περίοδος από ποτέ, προσωπικά ο Τσίπρας να χειριστεί με τέτοιο τρόπο και να κάνει τα πράγματα που δεν έκανε τον Ιούλιο. Τώρα, ένα άλλο θέμα. Το πρόβλημα της Ελλάδας το 2016 δεν θα είναι οικονομικό. Το πρόβλημα της Ελλάδα το 2016 ήταν το μεταναστευτικό. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει οι ανάλογες υπηρεσίες ωραία, να ελέγξουν τους μηχανισμούς που ξέρουν αυτοί πολύ καλύτερα από μένα και να ερευνήσουν την αλληλουχία που υπάρχει μεταξύ του Ισλαμικού κράτους με κρατούμενου οι οποίοι βρίσκονται εντός των δικών μας οφρονιστικών καταστημάτων. Νομίζω θα βγάλουνε λαβράκι από εκεί. Πολλά σχέδια και οδηγίες φεύγουν και έρχονται από εκεί. Λοιπόν, εγώ αυτά θέλω να πω, εμείς σαν χώρα αυτά που ήταν να περάσουμε σχεδόν τα περάσαμε, αντέξαμε, ε, τώρα είναι η σειρά κάποιων άλλων. Ε, ήθελα να το πω έτσι με... Πέντε κουβέντες. Α, Γιάννη, είμαι η σειρά σου. Εγώ τι θέλεις να πω τώρα. Για την Ελλάδα. Το σου για, αρέσει. για το Βουλκάνος. Λοιπόν, Όχι, για το βουλκάνους. Θα, θα ξεκινήσω από το μεταναστευτικό που είπες γιατί και την άλλη φορά το είχαμε θέσει ως ζήτημα με βάση κάποιες ενδείξεις που υπάρχουν στον στο ετήσιο χάρτη της Ελλάδας. Αλλά πριν από αυτό, ε, θέλω να κάνω ένα ρεζουμέ των όσων υπόθηκαν μέχρι τώρα. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν συμφωνίε. Αλλά υπάρχουν και διαφωνίες. Ε, θα ρωτήσω εγώ λοιπόν τα παιδιά εδώ, τους συναδρέφους, ε, σε σχέση με το χρέος, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο. Έτσι. Ε, και μακάρι να, έχουν, να έχετε δίκιο. Αλλά βλέπω κάποια εμπλοκή εκεί πέρα. Δηλαδή δεν θα πάρουμε τίποτα στο τέλος. Αυτό εννοώ. Τώρα για το, για το, για το μεταναστευτικό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση, ένταση και... Εδώ παίρνω την ευκαιρία να πω ότι στην τρέχουσα ηλιακή επιστροφή στο ελληνικό οροσκόπιο υπήρχε μια σύνοδος Σελήνης Δία που σχετίστηκε με όλο αυτό το πανηγύρι που έγινε μέχρι κάποια περίοδο. Από κάτω όμως, δηλαδή στο γενέθλιο χάρτη, αυτή η σύνοδος Σελήνης Δία γινόταν πάνω στον κρόνο, το γενέθλιο της Ελλάδας. Φέτος έχουμε κάτι ανάλογο. Έχουμε μία σύνοδος Ελλήνης Κρόνου, ανάποδα δηλαδή, η οποία γίνεται πάνω στον Άρη της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει μια μεγάλη πίεση, απογοήτευση στον κόσμο, σε αντίθεση δηλαδή με την περσινή χρονιά, η οποία όμως καταλήγει σε ένταση. Αυτός δηλαδή ο, ο άρη που είναι από κάτω θα δώσει, πιστεύω, διάφορα έντονα γεγονότα, Μερικά εκ των οποίων θα αναφέρονται και στο μεταναστευτικό. Δεν θέλω να πω ότι θα γίνει κάποια γενικευμένη σύραξη, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα και εντάσεις και πολεμικές και εντός της χώρας και εκτός, δηλαδή πιέσει απ' έξω. Αυτό που είχα πει και την προηγούμενη φορά είναι ότι θα πρέπει και εμείς σαν άνθρωποι και ως κράτος, αυτό δεν αφορά εμάς βέβαια, αφορά το κράτος, να... Λάβουν όσο γίνεται την πιο κατάλληλη μερίμνα και εμείς να είμαστε α, ας πούμε πιο λίγο πιο χριστιανοί στον τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων. Να το πω έτσι. Κώστα. Κώστα. Εντάξει, κοίταξε κάτι τώρα. Στο θέμα του χρέους, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παιχτεί άνετα μια κατάσταση. Άλλωστε, οι κυβερνήτες στην ηλιακή επιστροφή του οδού είναι πάνω στο 10%. Ε, κάνει ένα τρίγωνο με τον κρόνο αν και θεωρώ ότι το τρίγωνο αυτό είναι πολύ ανοιχτό γιατί εγώ προσωπικά στην ηλία και επιστρέφει βάζω μέχρι μία μοίρα αυστηρά αλλά επειδή έπαιχα στη Σελήνη κρόνο γι' αυτό και εγώ βγάζω αυτή την όψη mm -hmm. ε, εν πάση προκτώσει βέβαια η οικονομία κρίνεται από τον κυβερνήτη του έκτου και του ογδόου δηλαδή το ΑΕ προς το χρέος έτσι. Mm -hmm. χρέος προς ΑΕ ας πούμε, ΑΕ είναι ο έκτος αν αποτίσουμε με οικονομικά γιατί φεύγω από το μικρόφωνο, άμα σε κοιτάω, μη σε κοιτάω. Άμα αποτιμήσουμε με οικονομικά το θέμα τη εργασία, όσον αφορά το χρέο, υπάρχουν για μένα οι γιατί είναι ο ήλιο στο μεσοδιάστημα αυτό που είπα του χρόνου ουρανού. Δηλαδή, πιστεύω ότι μία, μία αλλαγή τη διάθεση εκ μέρου τη κυβέρνηση και μία διάθεση παράλληλα να παλέψει κρόνος έτσι. Αν βάλουμε ότι η τράπεζα, η κεντρική, είναι η Ευρωπαϊκή. Να παλέψει με τη διάρθρωση, μάλλον με το καταστατικό τη ίδιας τη τράπεζα, τη ΕΕ, ταυτόχρονα με τι συμπαντικέ αλλαγέ, τι παγκόσμιε που γίνονται, στι ισοτιμίε νομισμάτων, που εκεί παίζει και μεγάλο ρόλο η Κίνα. έτσι. Mm -hmm. Γιατί εδώ γίνεται ένα παγκόσμιο πόλεμο στο επίπεδο οικονομικό μεταξύ Wuhan, ευρώ και δολαρίου. Το yeah. δολάριο το αυτό, συμφέρει αυτό να Αυτό έχει πέφτει. ξεκινήσει νομίζω εδώ, εδώ Ταυτόχρονα και... όμω έχει πέσει πολύ και το Wuhan, το κινέζικο. Αυτό πρέπει να πω όμως είναι ότι το One παίζει με δύο ταχύτητες. Ένα on shore για το εσωτερικά της Κίνας και ένα offshore για το έξω της Κίνας. Και η τράπεζα της κίνα παίζει το διαμεσολαβητικό ρόλο στις οτιμίες αυτών των, του One νομισμάτων εσωτερικού και εξωτερικού. Εδώ δηλαδή υπάρχει μία διάθεση εκ μέρους του οροσκοπίου της Ελλάδος και εκ μέρου αλλαγών που θα σημούν στο παγκόσμιο επίπεδο μέσα στην Ευρωζώνη να μπορέσουν να αριθμιστούν κάποια χρέη, όχι μόνο Ελλάδο, ίσω και το γενικό πλαίσιο τη χώρα. Συν την πτώση τη Γερμανία, όπω τη βλέπουμε έτσι, που τη Volkswagen εντονοροσκόπη ήταν καταλητική σημασία σε αυτά τα γεγονότα mm. που έγιναν, που ξέρεις, πιστεύω ότι έγιναν μέσω τη Αμερική. Και με προβληματίζει, ότι και πέρυσι υπήρχαν τα περιθώρια, γιατί πιο θανάστο το είπε πριν ότι mm. είμαστε σε κομβικό σημείο που πέρυσι είμαστε. Έτσι, σε κομβικό σημείο, δηλαδή, έχει γυρίσει ο κόσμο ή θα μπορούσε να γυρίσει ανάποδα. Το θέμα είναι όμως ότι ναι. δεν ε, το εκμεταλλευτήκαμε. Το θέμα είναι ότι ποιοι οι πολιτικοί δεν το εκμεταλλευτούν. Ε, ναι, ναι, ως, ως κυβέρνηση. Ναι, ναι γιατί ως υπήρχε εξίδιο. και το, τα δημοψηφίσματα που λέγαν 80% ναι στο ευρώ βέβαια, έτσι. Οπότε κάπου δεν σε παίρνει για να κάνεις και πολλά. Όντω υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση από τον χρόνο στο, για το χάρη του 30 λέμε τώρα, ε, η οποία είναι αλήθεια ότι ε, σύντο χρόνο αδυνατίζει. Μπράβο. Δηλαδή τώρα είμαστε τα τελευταία και yeah. νομίζω ότι από τη νέα χρονιά δεν θα ασχολούμαστε καθόλου ή δεν θα ασχολείται αυτός μαζί μας. Mm -hmm. ε, ωστόσο υπάρχουν άλλες ενδείξεις, δηλαδή αυτό είναι υπέρ του ότι μπορεί να μην δέχεσαι τόσο μεγάλη πίεση. Από την άλλη πλευρά όμως όταν δεν δέχεσαι μεγάλη πίεση όπως ακριβώς δέχτηκε και η κυβέρνηση στο διάστημα που πέρασε, δηλαδή τη μία... Υπήρχε το όχι στο δημοψήφισμα, από την άλλη υπήρχε το ναι στο ευρώ. Ε, και ήταν μια ναι, κατάσταση μπράβο, που περίεργη. Όχι, δεν ήταν όχι στο ευρώ, ήταν όχι ναι. στο κλείσιμο τη διαπραγματεύσεω. ο κόσμο λοιπόν είναι... δεν ήταν και δεν είναι έτοιμο να, να συζητήσει, να μπει σε μια διαδικασία για αλλαγή νομίσματο. Κάτι που ήταν ένα θεωρώ ρίσκο. Ότι, γιατί τώρα μιλάμε. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά λίγο να διευκολύνω στη συζήτησή μα. Αυτό τώρα που εξετάζουμε εμεί είναι από τρεις Φλεβάρι και μετά, αλλά ήδη yeah. μετράει η ηλιακή επιστροφή και μερικού μήνε πριν, έτσι από τρει με περίπου ένα τρίμηνο, δηλαδή ήδη τη βιώνουμε, θεωρώ ότι το πρώτο βήμα που έγινε για το θέμα του χρέου, καταλητική σημασία αναδιάρθρωση των τραπεζών, τη ανακεφαλαιοποίησή του, ήδη είναι μία προσέγγιση προ τα εκεί. Για να διευθετηθεί κάπω και το χρέο. Άλλωστε, το Ιλίο στον 8 δείχνει κάτι με το τραπεζικό και κάτι και με το χρέος όμως. Ο 8. Ναι, όχι Δηλαδή, εντάξει, ναι. ήδη ε, έχει γίνει ένα, ένα βήματάκι. Μπορώ να πω. Ε, Θεωρώ ότι το συζητάμε σε επίπεδο τι θέλει ο κόσμος. Ε, ε. Η ναι. πολιτική και αυτά τα πράγματα δεν κρίνονται σε επίπεδο τι θέλει ο κόσμο. Κρίνονται σε επίπεδο. Καταρχήν το θέμα είναι γεωπολιτικό. Δεν είναι αν θα πεινάσει ο Έλληνας δεν θα πεινάσει ε, ε, μπαίνει μέσα σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο επομένως το θέμα του χρέους θα το δούμε σε συνάρτηση με αυτό το ε, αν θέλει ο κόσμος το ευρώ ή δεν το θέλει είναι ουσιαστικά άνευ σημασίας σημασία έχει και ακούω και πολλές φορές έχει πουληθεί ο Τσίπρας λέει ο κόσμο ή δεν έχει πουληθεί σημασία έχει το αποτέλεσμα δεν έχει, αν έχει ή δεν έχει υπάρχει ένα πλάνο Ακούγαμε συνέχεια και πριν τι εκλογέ ότι έρχεται ο Πούτιν να μα σώσει και θα πάμε με τον Πούτιν και συζητάγαμε τα θέματα των αγωγών. Το θέμα του αγωγού χάλασε σε μια νύχτα. Γιατί, Γιατί του είπαν οι Αμερικάνοι στους Τούρκου ότι σα αφήνουμε να βομβαρδίσετε δύο μέρε στη Συρία, θα πάρετε τον αγωγό πίσω. Δεν τα βρήκανε. Ε, Ψηλώσαν την τιμή του αερίου. Ο Πούτιν δεν το δέχτηκε, είπε Δεν τον περνάω από εδώ και έλεξε εκεί το θέμα του αγωγού. Και έβγαινε μετά ο Λαφαζάνης στο debate και μίλαγε για τον αγωγό, ενώ ο αγωγό. Είχε λήξει το θέμα του από τον Ιούλιο, αρχέ Ιουλίου, και κανένα ελληνικό ΑΕΠ δεν το γράφε αυτό το πράγμα. Άρα ε, το θέμα είναι πώ αυτό εντάσσεται, το θέμα του χρέου, στι ευρύτερε συμφωνίε που θα κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή είναι ένα θέμα καθαρά εξωτερική πολιτική. Και κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή δεν το πάει άσχημα. Βέβαια, το δεν το πάει άσχημα είναι σχετικό, γιατί είναι και μονόδρομος. Δηλαδή, συζητάμε αν ήταν καλό που πήγε ο Τσίπρα να μιλήσει με τον Αίγυπτο και, τον... και το Ισραήλ. Αλλά. Είχε και άλλη επιλογή Αυτό είναι το θέμα ναι, Για να διευκολύνω λίγο τη συζήτηση Η τελευταία εξελίξει είναι ότι το Ισραήλ πήγε με τους Τούρκους Να το ξέρετε Και το Κατάρ κανάνε μια οικονομική και στρατι... στρατιωτική συμφωνία Στρατιωτική Έξε... συμφωνία έχουμε κάνει και εμεί με το Ισραήλ Πολύ σημαντική Ακόμα το πράγμα είναι Του Τους Εβραίους, ξέρεις, οι Εβραίοι με το χρήμα έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, Η εμπιστοσύνη δεν τους δίνεις αυτά τα, τα, τα θέματα. Δηλαδή, περισσότερο μπέσα θα δίνει στον Τούρκο παρά στον Εβραίο. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι α, ο Τσίπρας ε, βρέθηκε σε ένα σημείο το οποίο το έδειξε και το φιλμ του Μέισον που ο Βαρουφάκη την είχε μυριστεί τι ετοιμάζονταν να του κάνουν. Του λέει θα μας κάνουν μια προσφορά που θα ήταν αδύνατη να την δεχτούμε και θα μας κλείσουν τι τράπεζε. Ναι, αλλά το θέμα ξυπιο είναι ότι ε, ο κόσμος ας πούμε ότι ψηφίζει έξω από το ευρώ. Σου τραβάνε ένα θερμό επεισόδιο στη Θράκη mm -hmm. και έλα να σου πω εγώ μετά, δηλαδή δεν παίζεται το παιχνίδι ότι θέλουμε κάνουμε. Ούτε καν ο Τσίπρα και ο κάθε Τσίπρα δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο κόμμα του. Άρα είναι θέμα management και θέμα το τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό που λε, θα συμφωνήσω ότι κανένα δεν μπορεί να κάνει. Επίση, θεωρώ κρίσης. ότι ό, ό, όλα αυτά, ε, αν οι Εβραίοι τα βρήκαν με του Τούρκου κλπ., είναι τακτικισμοί. Δεν είναι στρατηγικά σχέδια. Η Τουρκία όλοι γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ότι είναι τελειωμένη ιστορία. Την έχει πατήσει πολύ άσκημα. Πολύ άσκημα. Και ιδίω αυτό που τα άλλα. Λοιπόν, οπότε τι συζητάμε Δεν είναι ο Πούτιν το θέμα Ναι κάποιος θα ήταν η αφορμή Ή η, η αιτία τέλο πάντων ναι, Αλλά ναι, ναι, βάση οροσκοπίου ναι. έχουν γίνει εκτιμήσεις όλες για την Τουρκία ναι, Και ναι. πάνε τώρα είναι κανένα δύο χρόνια που γίνεται αυτή η ιστορία Έχει ξεκινήσει δηλαδή ένας Άρης Πλούτονας Απλά παίζει και ο Ροσκόπος τώρα κοντά και υπάρχει και το θέμα του Ερντογάν πως το προοδευτικό το πως είχαμε πει την άλλη φορά έχει έναν ήλιο χρόνο που τον περιμένει. Δεν ξέρω, απλά θέλω σε Δεν έχει μόνο ήλιο χρόνο, ναι, ναι, ναι. ε, Αν ο οροσκόπος του είναι σωστός, ε, 15 με 17 εγώ καιρό, έχει ουρανό πλούτο να αναφάει και εκεί, ο προοδευτικός του χρόνο χτυπάει τον ήλιο, ο ήλιος χτυπάει τον χρόνο, γίνεται χαμός. Δηλαδή και από του ο Ερντογάν έχει προβλήματα και βέβαια, right. δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, μια που πιάσαμε το θέμα της Τουρκίας, α, ότι ως ο Νούπο θα έρθει και ο Ουρανός να παίξει απέναντι από τον Ερμή και τον Κρόνο. Στον άξονα πέμπτον τεκάτω, ας πούμε. Και είναι τώρα και πάνω στο Χίρονα και κάνω την μπάσαρτ τη Γιάννη, που είναι και χειρονόβιος, ας πούμε. Τι θέλεις με το χείρονα. Λοιπόν. Αξί... ξέρει ότι οι απόψεις για τον Χίρονα είναι τελείω διαφορετικές Από αυτέ που κυκλοφορούν Μα εγώ σε κάλεσα Επειδή έχεις και να <Κι> πεις <Κι> διαφορετικά πράγματα Ο Χίρονας ε, παίζει πάρα πολύ Στο μεταναστευτικό <Κι> Και εκεί είναι τουλάχιστον Για τα ελληνικά δεδομένα έτσι Αυτό είναι το ζητούμενο Επίσης παίζει και σε θέματα που έχουν να κάνουν Με αναστατώσεις Σε Περιοχές Στα, στα σπίτια σαν να λέμε του κόσμου και εδώ να πω έτσι για να φτιάξω και τη διάθεση όσο μα ακούνε, ότι εκτό από όλα τα άλλα που λέμε για πολιτικέ οικονομίε και όλα αυτά έτσι, για την Ελλάδα, φαίνεται ότι η χρονιά που έρχεται, κάτι είπε εσύ για καταστροφέ, ε, αλλά νομίζω το λέγεις παγκόσμια, ε, θα είναι δύσκολη χρονιά από αυτή την άποψη. Θα έχουμε δηλαδή κάποια περιστατικά ε, ολίγων έτσι, ακραία σε σχέση με φυσικέ καταστροφέ ενό. Αυτό βέβαια τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό που το λέω, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα πρόληψη. Δηλαδή τι να κάνει ο άλλο. Τι να κάνει ο άνθρωπος, να μας στοίχει κάτι, έτσι. Αλλά επειδή υπάρχει μπόλικος πλούτονα εκτός από όλα τα άλλα και στο χάρτη το, τον ελληνικό φέτος, ε, α, ο Πλούτονας πέρα από την οικονομία έχει να κάνει και με αυτή την, την αίσθηση πένθους, ρε, παιδί, που σου αφήνει ένα πράγμα, μια, μια δυσάρεστη κατάσταση. Ωραία. Κωστή, εσύ έχεις να δηλώσει γλώσεις έτσι. Λάξε, εγώ ε, πιστεύω ότι στο θέμα της Ελλάδα στο οροσκόπιο, γιατί κοιτάω αυτό μόνο, ε, Όποιο και να ήταν, γιατί τα θεωρώ ότι είναι απλά μαριονέτες του Σύμπαντο για να εκπληρωθούν κάποιε επιταγέ. Γι' αυτό δέχομαι και αυτό που είχε πει ο Θανάη για άνθρωπο του πεπρωμένου. Τα ίδια περίπου θα έλεγα. Τα ίδια θα έλεγα. Δεν έχει σημασία ποια πρόσωπα είναι στη διαχείριση των καταστάσεων. Προσωπικά, στο συγκεκριμένο οροσκόπιο τη ηλιακή επιστροφή, μου άρεσε ότι ο κυβερνήτη του έκτου, η Νοδία, ε, κάνει ένα τρίγωνο με έβδομο οίκο, αν είναι οι, εταίροι, οι εταίροι ή οι συνεργάτες πώς να τους πούμε και να εξάγονω με τον οροσκόπο οπότε βγάζω μία διάθεση όχι ανάπτυξη έστω κάτι μάλλον μέσω τουρισμού αφού είναι δίας έτσι. δηλαδή μία άνοδος του ΑΕΠ από κει να γίνεται ταυτόχρονα έχουμε έναν άριο στο 5 οίκο που κάτι δείχνει έτσι, μία δήλωση ενδιαφέροντα στο θέμα των επιχειρήσεων ή των χρηματιστηριοκών παιχνιδιών κάποια, κάποια μορφή εξυγένσης να παίζετε και να ένα λίγο να παίζετε. Συν τον ήλιο που υπάρχει στο μεσοδιάστημα του κρόνου ουρανού τη ηλιακή επιστροφή. Για μένα, δηλαδή, υπάρχουν προοπτικέ. Αρκεί το παγκόσμιο σκηνικό να μην χαλάσει. Λέει. Δηλαδή, να συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό που για μένα θα χαλάσει. Ωραία. Πάμε, λέει, σε παγκόσμια κρίση χρηματιστηριακή, όχι μόνο κατά τον κοντράγιο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε μία τραγουδάρα που έχει ετοιμάσει ο Μάστρικ και ο κομμάτι τη Κονσόλα. Να βρέξουμε λίγο τα λαρίδια μα και επιστρέφουμε με Γιώργο Βασιλάκο. Να μας πει τι είστε, Αλέξη Σιβράς. Τα έχεις είπε και όταν ετοιμότητα τον εαυτό σου. Ιδιό σας Να μην σε ακούει άλλο. Για να μην ξεδεις. Και, και όταν τον εαυτό σου ετοιμότητα. Δεν το σύμπαν λαγκά. Τα οικονομάτε ωραία εσεί εδώ. Μοστράρεστε για ωραία και τα οικονομάτε. Δεν σας καταλαβαίνω. Ωραία, αφήνα εδώ μέσα. Μάτσο οι κόμενε και την κόμενε. Μου φαίνεται θα αλλάξω επάγγελμα. Έκλεισε ο ποιού. Ο ποιού έφυσε. Ποιου έφυσε. Off the record. Οι αντίπαλοι θα τον πιού... Ναι γεροπησπίγκι, πρόσεξε καλά. Θα γυλάσει μαζί σου όλη η γειτονιά. Θα κλείσει το μαγαζί μας και θα γυλάσουμε μαζί σου και τα σαλιγκάρια. Του λέω... Κάτσε καλά γιατί θα σε πετάξω την κάλα στο κεφάλι. Ζήκο, Κάτσε θα σε βαρέσω. Τι να με βαρέσει, τρέχει. Το λέω, Ζήκο, θα ντόξει που την υποψία σου. Και το μαγαζί θα το κλείσουμε και θα γίνει της κακουμίρας. Το λέω. Και μάλιστα μου μουρδάς, το λέω. Γρήγορα, γρήγορα, κύριε Φιλίκοπιέα μου! Κύριε το το παλικάρι! Δηλαδή, τι παλικάρι Έχει πέσει Δεν να ούτε πόδια, ούτε χέρια, ούτε να ανοίξει τα μάτια παλικάρι το λες εσύ αυτό! Αν ήταν έτσι τα Γρήγορα, κύριε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 Είμαστε αλμπέτο14.com και κάθε Σάββατο βράδυ στι 8 είμαστε εδώ με τον κύριο για την, την εκπομπή το full του Αστρου. Λοιπόν, συνεχίζουμε αφού πω όμω τα εξή. Καταρχήν να στείλω την δελφούς, Αν και είναι σε εξέλιξη το ε, σεμινάριο που είχε σήμερα και έχει ακόμα ο Απολωνίος. το λέω έτσι δεν το λέω για να πάει κανείς, όσοι έχουν πάει. Σήμερα το απόγευμα με τις 5 μέχρι τώρα το βράδυ έχει ένα βιωματικό σεμινάριο με τη μυκναϊκή λίρα του ο Απολώνιος, τον οποίο θα δείτε τη Δευτέρα να την έχει κοντά του να παίξει απίστευτα πράγματα στο bar Vibe Loft στην πλατεία Αγίας Ειρήνης Δευτέρα το βράδυ είναι 21η μήνας και είναι η και ειναι νύχτα. Όπου όλο ο Αλμπέντο θα είναι εκεί, όλη η παραγωγή του σταθμού και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι. Κυρίω οι δεύτεροι που θέλουν να γνωρίσουν όλου του συντελεστέ του Αλμπέντο από κοντά μπορούν να είναι εκεί μετά τι 6, να πάρουν τον καφέ του, το ποτό του, την πείρα του. Θα κάνουμε παρουσίαση του προγράμματο τη φετινή σεζόν. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι την Κυριακή το απόγευμα κατά τι 6 ώρα στο Δήμο Αργυρού στο Πολιτιστικό Κέντρο. Ο Ινδιάνο που έχουμε εδώ και κάνει κάθε Τρίτη στη 9 την εκπομπή Λευκό Φτερό, ο Νίκο Ωβερόπουλο, θα παρουσιάσει το βιβλίο του στην Πίσα και στα Πούπουλα. Και αυτό βέβαια Δευτέρα θα είναι εκεί, όπω και πάρα πάρα πάρα πολλοί άλλοι επώνυμοι, όπω έχουμε συνηθίσει να λέμε δηλαδή. Και όλοι οι άλλοι φίλοι μεταξύ μα. Αύριο, μη χάσετε του άγνωστου επισκέπτε 8. Έχω πάρα πολύ σημαντικού καλεσμένου και θα κάνω την ανάρτηση. Αργά το βράδυ αφού τελειώσει η εκπομπή αυτή η οποία είναι μακράς διαρκείας σήμερα με εξαίρετους καλεσμένους που έχει ο Καλς στο στούντιο και συνεχίζουμε με τον κύριο Καλ Χαϊνζότιγκερ και τον κύριο Ζώρους Βασιλακός. Λοιπόν, να κάνουν οι φίλοι μας ένα διάλειμμα, να στανιάρουν. και έχω εδώ τον Γιώργο τον Βασιλακό ο οποίο καταρχήν μας προέκυψε ότι είναι φαν του Άλεξη Τσίπρα. Βλέπετε <laughs> <laughs> <laughs> έχω μαζεύσει από όλες οι χίρομπαξες. Γιώργο, μέσα από τη δική σου οπτική, τι μέρο του λόγου είναι ο Άλεξης Τσίπρας. Είναι όντω αυτό που λέει ο φίλος μου ο Θανάης ο Ματσώτας, άνθρωπος του πεμπρομένου. Και αν είναι για καλό ή για κακό. Εγώ θα το προχωρήσω λίγο ακόμα από το φίλο μου το Θανά στο Στοματσότα. Έχει δίκιο ότι είναι ο του πεπρωμένου. Εγώ θα του προσθέσω κι άλλον ένα χαρακτηρισμό στη συνέχεια. Αλλά θέλω να προκύψει από την να ανάλυση. Ότι μας από να Πολύ ευχαρίστω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω. Ακούγομαι. Ακούγομαι. Καμπάλα. <laughs> Και ε, και επειδή υπόθηκε ότι ο Τσίπρας είναι, ε, Είχε καλές προθέσεις Αλλά δεν του βγήκε Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν έτσι ε, Και όπου βλέπεις Πολιτικό Να είναι ευγενικό, Να γελάει πολύ Να είναι έτσι συμπαθής Κρύβοντα άλλα από κάτω διότι Συγνώμη όλοι... αλλά και ο Κώστας ο Καραμάλης Και γέλαγε και έτρωγε και πολύ, Γιατί ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι όταν γελάει και πιο πολύ είναι ακόμα πιο επικίνδυνο Παραδείγμα χάρη δεν ξεχνάω πως γελούσε ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου Και δεν φαίνω τυχαία αυτό το παράδειγμα, έτσι, γιατί πιστεύω ότι είναι και οι δυο του ρολίστες Για μην πω όλοι, αλλά ήτανε, είναι, είναι μοιραίοι οι ρολίστες Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήλιο στο Λέοντα σε τρίγωνο με Ποσειδώνα στο τοξότη, όψη που δίνει γοητεία και μυστήριο, αλλά και ένα ευπαθέ εγω, το στα εξωτερικά ερεθίσματα. Ο οροσκόπο τους στους διδύμους δείχνει άτομο επικοινωνιακό, αλλά και ταυτόχρονα η να αλλάζει εύκολα κατευθύνσει, ιδιαίτερα μάλιστα όταν τα πράγματα είναι σκούρα, δύσκολα. Ο κυβερνήτη του οροσκόπου είναι ο Ερμή, στον Καρκίνο. Σε σύνοδο με τον Κρόνο και τρίγωνο με τον Δία του Συχθής. Αυτά δίνουν λογική, λογική σκέψη αλλά και το χάρισμα της ομιλίας του Ρήτορα. Πολύ ωραία μέχρι εδώ, ε. Άριστα, άριστα. Μέχρι εδώ καλώς. Ο Δίας του στο δέκατο ε, και σε τρίγωνο με τον Ερμή και ο Ουρανός, κυβερνήτης του δεκάτου του πάνω στον πολύ καλό απλανή σπίκα σε τρίγωνο με το MC, το μεσουράνημά του, συνηγορούν σε δυνατή καριέρα. Πολύ ωραία. Ο Ερμίστου όμως, στη 15η μοίρα του καρκίνου, πύλη του Δία και της κοινωνικής αναγνώρισης είναι σε αποκλίνουσα όψη, το οποίο τι σημαίνει. Δείχνει επιθυμία για κοινωνική καταξίωση σε θέματα του Ερμή, που δεν ευδοκιμεί ή, σημειώστε το, τυχοδιοκτική δραστηριότητα με αποτέλεσμα την κοινωνική απαξίωση αυτή τη στιγμή ε, βλέπουμε μια απορία μέχρι στιγμής ε, ξεκίνησε με τσέκεβάρα και λοιπά θα χορέψουμε όλη την Ευρώπη θα θα θα θα θα. έχει φτάσει στο σημείο να υπογράψει ένα μνημόνιο το οποίο δεν θα το υπέγραφε ποτέ έτσι. γιατί εγώ είχα πιστή, πούμε, ότι βλάκας και λέω όχι εγώ προσωπικά ο κάθε Έλληνας ότι αυτό θα κάνει, γιατί αυτό θέλαμε όλοι και τελικά έχει κάνει όλα τα, όλα τα υπόλοιπα από αυτά που υποσχέθηκε Η σύνοδος Αφροδίτης Κρόνου που έχει δίνει ψυχρό συνέστημα και το τετράγωνο Κρόνου Πλούτονα δίνει σκληρότητα και ως θύμα και ω θύτης δηλώνει άτομο που για μοιραίους λόγους δεν εξουσιάζει τον εαυτό του χάνει τον έλεγχο και γίνεται έρμεο των ισχυρότερων. Νομίζω αυτό το έχουμε δει πολύ στην πράξη, ειδικά τότε με, το, με τις υπογραφέ. και γενικά και ο, ο τρόπος που δέχεται ότι τους θέλουν για ψήφιση. Η όψη άριστε τετράγωνο με Ποσειδώνα δηλώνει αδυναμία στις πιέσεις και δυσκολίες που τον τονωθούν σε υπόγειες ύπουλε και αδιαφανεί διαδρομές. Το μεσοδιάστημα Άρη Πλούτονα ενεργοποιείται με αντίθεση από το Δία. Δείχνει οργανωτική και εκτελεστική ικανότητα. Το μεσοδιάστημα Ήλιου Ποσειδώνα ε, ίσον πλούτονα. Δείχνει άτομο που επηρεάζεται εύκολα από του άλλου. Ότι είναι πειρεπή σε εύκολη εξαπάτηση και είναι πιθανό το μπλέξιμο σε σκάνδαλα. Καλά, πάμε μέχρι εδώ. Μ' αρέσεις Εντάξει εδώ το τσάτ έχει ξεφύγει Πες τα βασιλάγω Φοβού, ναι. ε, Δεν τα λέω εγώ Τα λέει η αστρολογία έτσι. έτσι Εδώ δεν, δεν λέω Ο, το, ο το Τσίπρας είναι ένα συμπαθέστατος άνθρωπο. Εδώ, εδώ, εδώ βάζουμε πρέπει. Εδώ βάζουμε Εδώ βάζουμε σε προσωπική βάση ναι, Εδώ είναι πρωθυπουργό τη χώρα. <laughs> λοιπόν όταν έχει ένα τέτοιο παίκτη. <laughs> είναι παίκτη του εχθρού Δεν είναι δικός μας Λοιπόν, μεσοδιάστημα κρόνου από... ουρανού... Για είναι... επανέλαβε τη φράση, είναι παίχτης? Του εχθρού, όχι δικός μας. Πρώτη φορά ακούγεται αυτό. Όγιες. Μπράβο σου. Όχι. Yes. Και αυτό το λέω και από την εμπειρία. Έχω μεγάλη εμπειρία στη διαπλοκή. Επαγγελματική εμπειρία. Άρασης. Ξέρω πώς δουλεύουν τα πράγματα. Έτσι. Ε, απ' έξω παίζουμε... Είναι μια ωραία βιτρίνα... Και από το, το παρασκήνιο δουλεύει φουλ. Ε, πάμε στο επόμενο. Μεσοδιάστημα Κρόνου Ουρανού. Ισούται με Άρη. Δηλώνει βίες πράξεις εκμένους των άλλων. Με τη διέλευση του Ποσειδώνα έφερε την απόφαση να καταλήψει τον εαυτό του στο αναπόφευκτο. Και την άρνηση να αντισταθεί. Μεσοδιάστημα Ερμή Πλούτονα. Ε, είναι στην 25η μοίρα Λέοντα. Κάνει τετράγωνο η σελήνη του 26 Σκορπιού. Αυτή η σελήνη 26 Σκορπιού ε, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Ε, <laughs> ε, δείχνει τη δύναμη να πήθει το πλήθος ε, δηλαδή δείχνει το δημαγωγό. Μια σελήνη στο Σκορπιό είναι ικανή για όλα. Ερμής Πλούτονας είναι ε, ο άξονα της πηθούς. Άρα μιλάει Πείθει τον κόσμο ότι θα κάνει τα πάντα και δεν κάνει τίποτα. Εάν λάβουμε υπόψη μας λοιπόν ότι η Σελήνη βρίσκεται σε πύλη μαγιάς η Σελήνη στο Σκορπιό, δείχνει ψυχισμό ιδιαίτερα πολύπλοκο, ταραγμένο και βαρύ, πιθανόν και ταραγμένο ύπνο. Ταραγμένο ύπνο. Ναι. Μεσοδιάστημα ερμή Ποσειδώνα. Ενεργοποιείται με κόντρα τη σκιά των Πλούτονα και αυτος. Όπερ σημαίνει άξονας διανοητικής εξαπάτησης της απατεωνιάς και του ψεύτη, της υποκρισίας και του ηθοποιού. Κάτι μου θυμίζει αυτό ρέτσι Γιώργο. Ναι, ναι. Έχει διαπιστωθεί στι περιπτώσεις ιδιαίτερου ταλέντου ηθοποιών η εξίσωση Ερμής Ποσειδώνας ίσων Πλούτονας. Άνθρωποι που φαίνονται τέλειοι χωρίς ελαττώματα, δηλαδή όταν έλεγε θα εφαρμόσουμε κάθε λέξη του προγράμματος, θα σεβαστούμε κάθε λέξη του συντάγματο, θα καταργηθούν μόνια και έμφυα κλπ. ήταν τέλειος, δεν ήταν. Μέχρι που κάποια μέρα... ανακαλύπτεται ότι ήταν ακριβώς το αντίθετο... από ό,τι εμφανιζόταν. Ο Μωυμαράκης μην ξεχνάμε... τον έλεγε ψευτράκο. Ένα συνδυασμός λοιπόν... όλων των ανωτέρων θα ήταν... και συμπληρώνω του φίλου μου... το θανάστου χαρακτηρισμό... θα τον έλεγα ο ηθοποιός του πεπρωμένου. Mm -hmm. Το κερασάκι στην τούρτα... Άξονας Ποσειδώνας MC στο 13 εγώ καιρο. Εκείνο διελάβνον Πλούτονας παραπέμπει σε παράνομα σκάνδαλα παραβάσεις ή απάτες και ο πλούτονα με αντισκιά βρίσκει τον βόρειο δεσμό του Τσίπρα στις 16 του το... το... τοξότη, που παραπέμπει σε μυστικές ομάδες ανθρώπων ή και εμπλοκή σε γεγονότα που σφραγίζουν τη μοίρα πολλών ατόμων. Μυστικές ομάδες προσώπων πιστεύω καταλαβαίνουμε τι, τι είναι. Ε, υπάρχει πολύ παρασκήνιο από κάπου παίρνει εντολές και αυτό είναι εμφανές διότι δεν διεκδικεί. Το ερώτημα που κάνω εγώ υπάρχει καταρχήν πολιτικός της Ελλάδας να μην μάλλον, που να μην παίρνει από κάπου εντολές. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον επειδή... Νομίζω υπάρχουν, ε, έχει κάποιο ενστάρισε Επί τον του Γιώργου έτσι Θα θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση Λοιπόν πάμε σε ένα αρχιτικό, Η πολιτική άλλαξε ποτέ Τον κόσμο το το το τελευταία 5.000 χρονιά Ωραία πάμε σε μία τραγουδάρα Και επιστρέφουμε Να ανοίξουμε τη συζήτηση γιατί Για... Έξι σε πληγές. Για την περιστέρα τα Πράγματα που θα μάθετε από αυτήν εδώ την εκπομπή, φίλε και φίλοι, αλλά και από τα βιβλία που αυτή εδώ η εκπομπή προσφέρει. Φίλε και φίλοι, έχω εδώ το βιβλίο του Λέλου Πιστελή, το μυστικό αρκούδι του Πούτιν. Ο Λέλος ο Πιστελής είναι είναι καθηγητή ιστοριοφυσική, επαναλαμβάνω, στο Πανεπιστήμιο τη Κορλοουγλάνη. Τι λέει στο βιβλίο του, Το βιβλίο του Υπάρχει λέει μια σύρα φίλε και που ξεκινάει από το Κρεμλίνο. Από τον χώρο που βρίσκονται τα ιδιαίτερα του Πούτιν, οι Χέστρε που λένε, και πιο συγκεκριμένα από τον μπάνιο του, όπω κοιτάμε τον Ιπτήρα που νύβε το βλαδί με δεξιά. Προσέξτε λοιπόν, η σύραγγα αυτή πάει προ τέσσερι κατευθύνσει του ορίζοντα, φίλε και φίλοι. Έχουμε δηλαδή τέσσερι σύραγκες. Όπω τέσσερι είναι και οι πλευρέ Ακρόπολη, όπω τέσσερι είναι και οι Βαγγελιστέ. Καταλαβαίνετε που το πάω έτσι. Η δεν το πάω εγώ, το πάει ο Λέλος, ο Οπιστηρλή. Αυτό το πάει. Και θέλετε να σας πω από πού περνάει μία από τις σύρακες αυτές. Κάτω από το κήποδο Καρεσκάκη. Και μάλιστα και έξω φίλε και φίλοι. Γιατί οι Ρώσοι, αυτοί οι πουτινιάριδες που τους λέω εγώ, μια σύρακα που να βγάζει στο κήποδο του Κόγινου Ολυμπιακού. Ε, ποιο είναι το κρυφό μήνυμα της φράσης «δώστε στο δρύλο πέναλτι» Πώ καταφέρνει ο Ριβάλτο αυτήν την ηλικία και παίζει ακόμα και τι σχέση έχει η ικανότητά του αυτή με τα κοιτάσματα μεθανίου και κλανίου που βρέθηκαν στον Ανατολικό Κάφκασο, σε αυτά και σε άλλα πολλά, φίλε και φίλοι. Πατάτε το βιβλίο του Λέλου Μπιστελή, το μυστικό αρκούδι του Πούτιν και άλλε Πουτινιέ, φίλε και φίλοι. Πάτε κύριε, ο υπουργό δεν αδολείπει. Πατά φρένο γιατί η κασέτα που παίζει είναι αρχαία. Δηλαδή δεν πατάει ποτέ στο Υπουργείο. Ναι, έχει υποχρεώσει, βιέ. Απασχολήσει σοβαρέ. Χλωμό σε βλέπω. Κάτι έχει, εσύ. Να το κοιτάξει. Εδώ κινήσαμε γη και ουρανό για να το βγάλουμε το παλικάρι μας στη Βουλή. Γη και είδωρ δώσαμε στη νύχτα. Και χωρίς κανένα επίδειξη. Αν ιδιωτελώ. κάτι. Όχι, δεν είναι εγώ. Η... η υπόθεσή σα ποια είναι. Α, αν επιτρέπετε. Οι αδερφοί καραμπέκη έχουν το μεγάλο του αδερφό στη φυλακή για φο... φόρου. Εσύ με τον Φρουφρού μ' αρέσει. Κόβει το μάτι σου. Ένα μήνα πήγαινε να έρχομαι και αφήνω το μαγαζιγόρι στον κυδεμόνα του. Μα δεν υπάρχει κράτο. Πού είναι το κράτο! Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Ο κύριο Φερέκης δεν μπορεί να κάνει κάτι. Καταρχά, ποιο ρώτησε αν μπορεί. Ωραία, εδώ βάλαμε λιτού και δεμένου να τον ψήφισουν. Μπάρμαν, σερβιτόρου, μπράβου, παρκαδόρου, τσεκαδόρου. Του πάντε. Μέχρι την ονάμα έβαλα. Να το διαβάσει, να το, το μάτι του κακό. Να του πεις να κανονίσει την πουγάδα του αδελφού μας, γιατί δεν σας κάνω έτσι. Έτσι λέμε. Οι Καραμπέκοι έχουν πολλές αρέντες. Η υπομονή δεν είναι μια από αυτέ. Καραμπέκο, τι κάνετε. <laughs> δεν, μπορεί. <coughs> δεν μπορεί να ασχολείτε με όλα ο κύριος Φερέκης. Την υπόθεση την έχω αναλάβει εγώ. Κλάι <coughs> Εσύ που ξεφίδρωσες. Θεόδωρος Πάρλας. Ο ιδιαίτερο. Μόλι τώρα ήμουνα με τον Υπουργό τη Δικαιοσύνη για εσά. Μου είπε μάλιστα ο Υπουργό ότι μόλι έχει νεότερα για το θέμα σα θα με πάρει τηλε. Συγγνώμη λίγο, hein. Ε. Ο Υπουργό, το πιστεύω. Ναι, Εδώ είμαστε, αλβέτο14.com. Ακούμε την κομπή full του Άστρου. Κάθε Σάββατο ήσταν στι 8 με τον κύριο Καρχάιτζόνικα και με εξαίρετου καλεσμένου. Σήμερα έχει ένα τσάμπι ω λίγκο, όπω έλεγε όλο τον άλλο καιρό. Αλλά για να τιμήσουμε τη μεγάλη παρέα που είμαστε σήμερα και είναι πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ στο κόσμο μέσα, οφείλω να αναφέρω τα κράτη από όπου ακούμε όλοι μαζί. Και αυτά είναι Λευκορωσία, Λιθουανία, Τουρκία, Νότια Κορέα, Βενεζουέλα, Αργεντινή, Βιετνάμ, Ελβετία, Δομινικανή Δημοκρατία, Κατάρ, Παραγουάη, Αλβανία, Ινδονησία, Εκουαντόρ, Ινδία, Κώστα Ρίκα, Ισραήλ, Καμερούν, Σαουδική, όχι Σαουθ-Αφρικα, Νοτιαφρική δηλαδή, Καναδάς, Φινλανδία, Δανία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Μεξικό, Ηνωμένα Αραβικά Μοιράτα, έχουμε και τους Εμμύριδες και μας ακούνε, <στονίτρια> Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ιταλία, Κίνα, έχουμε και Κινέζ Εκτός από το σημείο, εννοείται Σουηδία, Τσεχία, Ρουμανία, Ιαπωνία, Γαλλία, Σερβία, Βραζιλία, Αυστραλία, Αγγλία, Νορβηγία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Ουκρανία, Γερμανία, Ολλανδία, Ρωσία, Αμερική, Εξπακούεται, Κύπρος φυσιολογικά, Χονκ Κόγκο, Ναμίμπια. Κολομβία, Μοζαμβίκη, Ινδονησία και τι άλλο δεν είπα, ε, Φίρομ, Φιλιππίνες Αργεντινή, δηλαδή Ιράν. Πο, πό, τι έχουμε Όλο ο πλανήτη ακούει αλβέντο14.com και τα Σάββατα ακούει καρχά Ιζότιγκερ, full του άστρου. Εγώ από μεριά μου να πω ότι επίση χώρε και περιοχέ που ξέχασε. Είναι κουμουνδούρου, λεωφόρος συγκρού πάνω από τον Αγιο Σώστη, κάτω από τον Αγιο Σώστη. Μεσογείων, πολύ ακούει η Μεσογείων και τελευταία από έχουν Μεσογείων ανεβαίνοντα δεξιά. Ε, ναι. Και αριστερά. Αριστερά είναι το Ερίκο Δινάτ. Σε ακούνε και οι Άρωσοι. Πιο πάνω από το Ερίκο Δινάτ είναι το Σωτηρία. Δεν Έτσι. Σε ακούνε και στο Σωτηρία. Δεν Και στα γραφεία τελετών Γιατί έχω μάθει, μου έρχονται με ένα όλα τα νοσοκομεία, ψυχιατρικά κέντρα κλπ. Ευαγίοι Δήματρα, σε ακούνε κάθε Σάββατο. Και να στείλω την καλησπέρα μου. Στην κυρία, κάτσε να δούμε, Η μα έστειλε και ένα μήνυμα. Την κυρία Δέσπινα Κουρουπάκη από το χωριό Σφάκα τη Κρήτη. Ο... στη Λεβεντογέννα την Κρήτη. Έτσι. Εγώ με τη σειρά μου να πω ότι. Ακούει και η ΕΕ πλέον μια κυρία εδώ. Ε. Ε. Αυτό είναι. Εδώ και 30 χρόνια μα ακούει η ΕΕ, αγαπητοί φίλοι. Τάξη. Υπάρχουν λόγοι, μάλλον. Είναι ένωση υψηλών προσώπων. Έτσι. <laughs> ε, Επίση <laughs> αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε. Είναι ότι ευτυχώ που είχε κλείσει ο Τάσος την κάμερα και τα μικρόφωνα ο, ο, πώς το λένε, ο Καρποδίνης γιατί στα λεγόμενα του Γιώργου είχαν κόντεψε να γίνει εδώ ένα στο χώμα υπόλοιπη στο στρώμα και τέτοια. Οπότε πάμε να δούμε τις ενστάσεις που μπορεί να έχει ο καθένας. Πριν να πούμε τις ενστάσεις να ενημερώσουμε τον κύριο Βασιλάκο και να στείλουμε τα συγχατήρια για την ανάλυση που είχε από το τσάτ αλλά και επειδή σ' αγαπάνε οι φίλοι σου και ενδιαφέρονται λέει μετά την ανάλυση που έκανες πρέπει να προσέχεις Προσέχω Ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη αυτών που λέει ναι. Αλλά Εγώ εσύ έχω επιλέξει αυτά. εγώ έχω επιλέξει το δρόμο της αλήθειας Εσύ τι τα, άστα... τα Αυτό Τα άστρα λένε την αλήθεια Έτσι μπράβο. Και ειδικά αυτή η ανάλυση αστρολογική ε, προκαλώ να έρθουν να βρουν αυτά να βάλουν το τσίπρα κάτω και να τον αναλύσουν ψυχολογικά Δεν θα έχουν καλύτερη ανάλυση Δεν έχω βάλει και του Μακρόπουλου που λέτε ψυχολογική Εγώ νομίζω επειδή είναι παλιό κοπελά Ο, ο τσίπρα είναι ρέπλικα του Αντρέα Δεν είναι τίποτα άλλο Απλά έχουν περάσει 25 χρόνια Η νέα γενιά δεν θυμάται Μα τον Αντρέα Δεν θυμάται τον Αντρέα Και του βγάλανε κόπια το Τσίπρα Το θέμα είναι ποιο κάνει, κάνει το performance πιο καλά Performance, <laughs> performance. Είναι εσύ. performance όλοι αυτή. Έτσι Ας λοιπόν, ο κόσμος Ο του πεπρωμένου. Εγώ αυτή την αυτή τη κουβέντα μπορώ να προσθέσω ε, γιατί καλύτερο ηθοποιό δεν θα μπορούσαν να βρουν. Okay. Ε, έχει, έχει καταφέρει και έχει πείσει όλο τον κόσμο ότι θα σώσει την Ελλάδα. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε έσωσε τη χώρα που υπέγραψε το μνημόνιο 3 γιατί αλλιώς τι θα γινόμασταν χωρίς αυτό. Εγώ ξέρω ε, μια Γιώργα, κυρία σήμερα πήγε τον αγκάλια που πήγε στο Κερατσίνι μόλις βγήκε το Δημαρχείο πήρε τα λεφτά. Παιδί μου λέει έλα να σα αγκαλιάσω ε, Πρέπει να ξυπνήσουν λιγάκι ε. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι Γιώργο μου mm -hmm. Ότι εάν αυτά που έχει υπογράψει αυτός τα υπέγραφε άλλη κυβέρνηση θα Αν τα υπέγραφε ο από... θα είχε γίνει τροϊκός πόλεμο εδώ θα πέρα Θα κεγόταν η Αθήνα από πέρυσι Και εγώ δεν υπερασπίζω τον Σαμαρά Όχι τον βέβαια. Έτσι, δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, αλλά η πολιτική που ακολουθούσε ήταν καθαρά ό,τι του δίνανε. Ήρθε ο Τσίπρας για να ασκήσει την Ευρώπη και να τη χορέψει στον χώρο των βιζελιών ε, και δεν έκανε τίποτα. Το μόνο που χόρεψε <χω> έκλεισε τις τράπεζες, γιατί αυτός τις έκλεισε. Τα capital controls, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας τα έκανε. Δεν μπορούσε δηλαδή, να και... τα κάνει κανένα. ένας Ναι, ναι, ναι. ναι. Έτσι, αλλά... λοιπόν, ο, ο Αγγέλη έλεγε όταν ένας δεν μπορεί να καταφέρει αυτά που, που θέλουμε. Τη δουλειά θα την κάνει ένας αριστερός. Και εγώ θα βάλω το αριστερό σε εισαγωγικά. Γιατί δεν είναι αριστερό. Ε, πάμε λίγο να δούμε ναι, τι. Εγώ είναι στο καβάλο Ακριβώ. Πάμε λίγο να δούμε τι παίζει. Το πρώτο που έχω να πω καταγίνει να ρωτήσω το Γιάννη, με το όφωνο να τον πάρουμε λίγο. Το. το όφωνο Ναι, ε, ένα, έναν επίλογο. <laughs> <laughs> <laughs> ε, <laughs> ναι, ναι, ένα τσίκα ακόμα. Να κάνει τον επίλογο του το παιδί. Ναι, ναι. Για τον Τζίπρα. Ε, από το τέλο Γενάρη του 2016, ο Τρανζιτ Κρόνο συναντά την προγενέθλια έκληψή του στι 13 το Ξώτη. Το Μάρτιο, η ηλιακή έκληψη γίνεται πάνω στο Δία του, στο 18 ηθίων. Η Δεσεληνιακή γίνεται πάνω στον του. Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα ε, και συνεχίζει Μάιο-Ιούνιο του 2016 επίσης. Αλλά έχει ένα, ε, αυτό σημαίνει ότι θα έχει προβλήματα διαφόρων ειδών, αλλά ο ίδιος δεν το είτε. Σαν οροσκόπιο έχει δυναμική. Συγγνώμη βρε Γιώργο. Δηλαδή αν δεν υπέγραφε το μνημόνιο ο transit χρόνος δεν θα ήταν εκεί που είναι δεν θα είχε πάλι προβλήματα Πάλι θα είχε προβλήματα βέβαια ε, Εμείς δεν θα είχαμε όμως <ουλίδι> Γιατί έχουμε κενό Τι κενό έχουμε Ωραία Είμαστε εντάξει Κάμερα ε, σε μένα. Κάμερα σε μένα. <laughs> η κάμερα σε μένα, ναι. Λοιπόν. Ωραία. Ε, Κάρα. Ε, Γιάννη, θα πω και εγώ τα δικά μου για τον Τζίπρα, αλλά ποια είναι η δικά σου έτσι, άποψη. Λοιπόν, ε, ε, καταρχήν ο Θανάσης το είπε λίγο πριν ότι η πολιτική όλοι έτσι είναι. Πάνω κάτω. Έτσι. Και ειδικά όταν κάποιο πολιτικό κυβερνά μια υποτελή χώρα, γιατί ουσιαστικά η Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία ανήκει, θα μπορούσαμε να μην είμαστε ή να μην, να μην είμαστε στο μέλλον. Αλλά θα το δούμε. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Κάθε τέτοιο πολιτικό, λοιπόν, αναγκαστικά έχει κάποιε άκρε με του έξω. Έτσι. Σε ένα επίπεδο όμω το οποίο δεν ξέρω αν θα πρέπει να συζητηθεί, αν είναι προδοσία ή όχι. Απλώ είναι δημόσια σχέσει, να λέμε. Από εκεί και πέρα η βασική μου ένσταση έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με όλες τις αναφορές που έγινε στον Ποσειδώνα. Ε, όχι ότι διαφωνώ ακριβώς, αλλά ο Ποσειδώνας, ε, εφόσον αναφέρεται κάποιο σε έναν αριστερό ιδεολόγο, έχει άλλη διάσταση σε ένα αεροσκόπιο πολιτικού. Όσο τηρεί δηλαδή αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο, ο Ποσειδώνας βλέπει μια χαρά. Σε περίπτωση τώρα που δεν το τηρεί, έχουμε πρόβλημα όντω, γιατί ο Ποσειδώνας σε επίπεδο πολιτική αναφερόμενος στους υπόλοιπους χώρους, τους μη ιδεολογικούς, λέμε, ε, αναγκαστικά συμπεριφέρεται και δείχνει άτομα τα οποία είναι απαταιώνα. να το πούμε απλά. έτσι Βέβαια, κάποια στιγμή εγώ νόμιζα ότι περιέρευε στον πρόεδρο της ομάδας σου, αλλά... Αν λοιπόν ο... Ο Τσίπρας ήταν τσέ, επειδή υπόστηκε και αυτό κάτι για τσέ και βάρα και τέτοια. Ο Τσέ είναι γνωστό ότι την έκανε, δηλαδή δεν κάθισε να ε, μοιραστεί την εξουσία, έτσι συνέχισε την επαναστασή του. Αυτ γι' αυτό είναι και αυθετικός επαναστάτη, είναι ο ουσιαστικός λόγος. Όμως, τελικά ο Τσίπρας είναι ο Αλέξης. Αυτό να μην το βάζουμε στην άκρη όπως ο αντρέα ήταν ο αντρέα. Δεν είναι ο Παπαντρέου ούτε ο Τσίπρας, για τον κόσμο είναι ο Αλέ αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη. Ε, το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν έχει σημασία. Δεν έχει κάψει τον πολιτικό του χρόνο. Και ανεξάρτητα με όλα αυτά τα ωραία τα οποία μας είπες ε, και που θα μπορούσαν να συζητηθούν, πιστεύω εγώ, για όλους τους πολιτικούς, έχει μπροστά του, όταν λέμε μέλλον, εννοούμε ε, κάποιε εκλογέ κερδισμένες στο εγγύς μέλλον, δηλαδή σε τέσσερα χρόνια, και για να μπούμε και λίγο στα χωράφια τη Νέα Δημοκρατία, μόνο ίσω ο Τζιτζικότα θα μπορούσε να τον κοντράρει σε αυτέ τι εκλογέ. Όχι ότι θα τι κερδίσει, να τον κοντράρει, δηλαδή να, φτα... να το φτάσει στον πόντο, α πούμε, αυτέ που θα γίνουν μετά από τέσσερα χρόνια. Λέω. Δεν συζητάω για κάτι άλλο. Εναισίωτο, σα <laughs> ε, Ναι. Δεν, ε, δεν ξέρω αν σε μια διετία προκύψει κάτι περίεργο. Ε, αυτό το αφήνω ανοιχτό. έτσι Δηλαδή να γίνει κάποια αναμπούλα περίεργη στο πολιτικό σκηνικό. Είπαμε και για φέτο ότι υπάρχει ένα τάτσε, έτσι εκλογικό το Σεπτέμβρη του 2016 mm -hmm. αλλά αυτό που νωρίτερα είπες ως στοιχείο ότι η έκλειψη γίνεται πάνω στο Δία του Τσίπρα από μόνο του, όπως και οι εκλείψεις που γίνανε στον άξονα εχθείων Παρθένου το τελευταίο διάστημα από μόνο του τον ευνοεί. Γιατί όταν μια έκλειψη γίνεται πάνω στο Δία, αυτό που δίνει ε, στον στον άνθρωπο που τη δέχεται, είναι μία πολύ μεγάλη, να το πούμε, τύχη, διάκριση. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θα συμπληρώσω τώρα για την ιστορία ότι μαζί με το Δία, του, ο ότι Ζήπρας και τη Δήμητρα μαζί. Αυτό είναι ένα, ένας δείχτης πολύ μεγάλης δημοφιλίας, ανεξάρτητα με αυτό που κάνει. Α έρθουν λοιπόν οι ψυχαναλητές να... Σε <laughs> αυτό συμφωνώ μαζί, όσο γιατί ισχύει έτσι και αλλιώς για πολύ κόσμο, αλλά ο Αλέξης... Θα είναι πάντα ο Αλέξης Ωραία. Ε, εγώ καταρχήν. Πίσω από τι λέξει. Κρύβεται ο Αλέξη. <laughs> λοιπόν, εγώ θέλω να καταρχήν. Ε, είναι μια κυρία ξένια έμου. Ε, ε, λέει μπράβο, Βασιλάκο, εσύ αστρολογάρα, του έβαλε κάτω. Πότε ακριβώ είπατε, ακριβώ το χαρακτήρα του Τσίπρα. Ναι. <laughs> Ζήλεψη, λέει ο κύριο Δεζόπουλο. Ναι, Κάτσε. ναι, ναι, ναι, ναι. Κά κάτι λέει. Δεν ξέρω τι ζήλεψα, όμως. Ε, ε, από την άλλη, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Ε, θα συμφωνήσω. Καταρχήν, για μένα είναι μεγάλη επιτυχία όταν ένας πολιτικός ή οτιδήποτε άλλο ε, μένει στην ιστορία με το μικρό του όνομα. Ξεκινάμε από εκεί. Ε, ο Τσίπρας, αυτή τη στιγμή, έφαγε όλο τον Ποσιθώνα Ωραία. Α, από την άλλη, δεν νομίζω ότι είχε κανένα πολιτικό το ανάστημα να πάει να διαπραγματευτεί όσο διαπραγματεύτηκε και ούτε να του κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση που στέλνε το Βαρουφάκι πάνω και το κάνει ερώτημα ωραία. Ε, εγώ δεν θεωρώ ότι ο τσυπράσει είναι ελάκα. Αφού την ανοίξαμε την, την ομπρέλα θα το αναλύσω και εγώ. Έχω μία ερώτηση από τη Δώρα που λέει... Ε, ο Θανάς τι λέει. Περίμενε. Φι... Για πάμε πάλι. Φτιάξε λίγο το μικρόφωνο, Γιώργο. Για ποιο θέμα ναι. για τον Τζίπρα. Ναι. Ε, θεωρώ ότι μέχρι στιγμής mm -hmm. ε, παίζει καλά το παιχνίδι. Δεν mm -hmm. θέλω να από υπερικατά του Τσίπρα. Θεωρώ ότι είναι ο άνθρωπος του πεπρωμένου, από τη στιγμή που έρχεται σε μια ιστορική στιγμή. Είναι σημαντικό πρόσωπο. Ακριβώς και για τον λόγο που είπε ο Γιάννης. Επειδή μένει στην ιστορία με το μικρό του όνομα και είναι άνθρωπο του πεπρωμένου. Θεωρώ ότι το 15, και αυτό υπάρχει και βίντεο που εγώ το έχω πει από το 10, θα ήταν, θα ήταν η σημαντική... Ίσως και από το 8. Είναι η σημαντικότερη χρονιά... Τη Ελλάδας στα τελευταία 40 χρόνια ας πούμε. λοιπόν ε, ο Τσίπρας βρέθηκε σε αυτή τη στιγμή καλός ή κακός θεωρώ ότι όχι ότι δεν έκανε λάθη και επίσης ο Ποσειδώνα θα συνεχίσει να δέχεται Λέρω. μέσα στη χρονιά Λεβαίως. φυσικά και έκανε λάθη αλλά ε, θεωρώ ότι μέχρι στιγμής ε, είναι μέσα στο παιχνίδι Ε... Έχει, πιστεύω ότι έχει πλάτε ο Τσίπρας, Αρκετά καλέ. Ναι. Το άφησε υπονοούμενο για Γιάννη πριν. Mm -hmm. έτσι, το αν είναι προδοσία αυτό ή δεν είναι είναι άλλη ιστορία, α μην το συζητήσουμε. Ψτάξτε Αλλά πλάτε έχει. Αν δεν έχει πλάτη. Ε, Έξω από Εδώ λέει η Μάρια για την ανάλυση του Βασιλάκου. Τι λέτε, τι τι Εδώ δεν είμαστε ούτε να διάψεύσουμε ούτε να κατηγορήσουμε κανένα. Ο καθένας εκθέτει τη γνώμη του και κάποια στιγμή όλοι θα πάμε στο Ταμείο της Ιστορίας. Οπότε τώρα την να λέμε. Α, Κωστή, τι έχεις να πεις εσύ το του Εγώ προσωπικά εντάξει λίγο απέχω, γιατί όταν μιλάμε για μέλλον μιας χώρας, παγκόσμιες προβλέψεις, ε, τζιχαντζεστές, δεν ξέρω τι άλλο θα πούμε σήμερα, τα πρόσωπα για μένα δεν έχουν καμία ουσία. Η κυβαντική φυσική και η κυβαντική μηχανική πιστεύει ότι το όλον παίρνει τα φαράκταλες που πρέπει να πάρει ανεξάρτητα ποιοι θα είναι να τα εναργοποιήσουν. Θα πάρει αυτά. Να παίξουμε λίγο πιο ψηλά το παιχνίδι. Ωραία. αφού Σήμερα δηλαδή έχουμε και. να πούμε εγώ προσωπικά και. για σκοτεινή Όχι φύση. Εκεί. Ναι, ναι, ναι. Για σκοτεινή φύση θα μιλήσω Ωραία. δηλαδή με το με τους ίσες που είπαμε. Ε, Γιώργο να προσταθεί. Δηλαδή με τον Τζίπρα την ε, Εγώ θα συμφωνήσω με το φίλο μου τον Γιάννη το Ριζόπουλο, ο Ποσειδώνας μακάρι να λειτουργούσε ως ιδέα και ως αριστερά. Εδώ σε αυτή την περίπτωση και μέχρι τώρα δεν έχει λειτουργήσει και ούτε πρόκειται να λειτουργήσει. Και επομένως ο, ο χαρακτηρισμός που του δίνω εγώ σαν ηθοποιός με ταλέντο ε, είναι ηθοποιός με Λέντο και επιμένω αυτό βλέπω μέχρι στιγμής και αυτό θα, θα φανεί και στην πορεία το σύστημα λοιπόν βρήκε έναν ηθοποιό με να περνάει τις πολιτικές του και εδώ δεν διαφωνούμε καθόλου και ο Τσίπρας να μην ήταν θα είχα βρει άλλο ηθοποιό ο οποίος μπορεί να μην ήταν καλός και να είχαν αντιδράσεις να, μην, να ήταν σαν το Σαμαρά πούμε ο οποίο δημιούργησε αντιπάθειε. δεν θέλαμε να τον δούμε Λέγαμε αμάν τον ψηφίσουμε για να, να φύγει Πολύ. Εδώ ο τσιπράκος Είναι συμπαθής Το παιδί η γυναίκα πήγε και τα αγκάλια Σαν αριστερός Και θα μα σώσει μπορώ δεν να πω, Εγώ δεν πιστεύω ο, ούτε ότι είναι αριστερός Ούτε ότι Θα διεκδικήσει κάτι Δεν διεκδίκησε καθόλου Ότι του δίνουν Είναι εργολαβία Νομοσχεδίων Στέλνε ένα νομοσχέδιο Αν δεν έχει εγκριθεί από τα κουαρτέτα και τα τις τριπλέτες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι τρόικες δεν περνάει εδώ πήγε να περάσει το παράλληλο παράλληλο νομοσχέδιο το έλεγα. λέγαν παράλληλο, παράλληλο σύμπαν παρα, ναι παράλληλο πρόγραμμα παράλληλο και σύμπαν το γκράξανε το γράξανε, ακόμα και η δική του που τα το απέσυρε Λοιπόν, δεν μπορεί να κουνήσει ρούπι. Είναι εντολοδόχο 100%. Ωραία. Και αυτό Ξέρεις φαίνεται το από το νοσκοπείο του. Υπάρχει ιστορία. Φέρει πολύ καλά να παίρνει εντολέ και να τι εκτελεί, γιατί έχει εκτελεστική δυνότητα. Μου επιτρέπετε να παρέμβω εγώ. Δεν είναι συμπτωματικό ότι οι άλλοι βάλανε την Προεδρία τώρα για να μην κάνουν αντιπολίτευση. Μπορούσαν να έχουν τον πρόεδρο που είχαν και να πούνε το Μάρτιο θα κάνουμε εκλογή αρχηγού. Σου λέει τώρα εμεί έχουμε τον αρχηγό μα και. Αντιπολίτευση υπάρχει γιατί καίει το έργο υπάρχει. τώρα. Ε. Κατάλαβες. Ο, ο, ο κάθε αρχηγός της Δημοκρατίας, αυτή τη Νέα Δημοκρατία, όποιο και να βγει, είναι αναλώσιμο. Γι' αυτό και δεν βγαίνει ε. και ο Καραμαλής μπροστά. Έτσι. Και πολύ καλά, κάνει και ούτε ο γοηθέ του, Άβγεννα. Υπάρχει μια ιστορική συνέχεια στα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν οι προγενέθυλε εκλήψει τη Ελλάδα που είναι στην πέμπτη μοίρα των παρορμητικών. Αυτέ ενεργοποιήθηκαν το 10 που άρχισαμε να μπαίνουμε στα μνημόνια. Η προηγούμενη φάση τους ήταν πάνω στο 91-93, που ήταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έσπαγα το κεφάλι μου να βρω τι ιστορική συνέχεια υπάρχει. Υπάρχει η αποστασία του Σαμαρά ο λοιπόν. οποίος έκανε την ιστορία το 2010. Ο Τσίπρας ήταν καθαρός σε αυτή τη φάση διότι δεν είχε ανακατευτεί σε πολιτικό παιχνίδι ενώ όλοι ήταν δεμένη με έναν τρόπο και αυτό είναι φανερό. Αυτή, έτσι φαίνεται και αστρολογικά... Ε, α, αυτή η συνέχεια ναι. Εγώ τώρα από τη μεριά μου να πω τα εξή καταρχήν θεωρώ ότι η άποψη μου είναι δεδομένη και δεν αλλάζει καταρχήν ξεκινάω από αυτό ε, και οτιδήποτε κάνω αφήστε τα την πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας και γελάμε οι πολιτικές μου είναι τοποθετημένες και είναι στάνταρ Τώρα όσον αφορά για τον Αλέξη Τσίπρα ε, θεωρώ ότι ναι, είναι άνθρωπος πεπρωμένου κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και θα συμφωνήσω με τους προαλίσσατες. Διαφωνώ κάθετα όσον αφορά με τους χαρακτηρισμούς οποίου οποίους έλαβε σαν πρόσωπο. Ε, θεωρώ από την αρχή που βγήκε ότι η πολιτική του διάρκεια ήταν πολύ δεδομένη και ότι ο Αλέξης Τσίπρας είπα εσείς που τον υμνείτε θα τον βρίζετε σε λίγο καιρό όχι γιατί ήτανε κανένα Λάκες γιατί πολύ απλά οι δυνατότητες οι οποίες είχε ήτανε πάρα πολύ μικρές θα πρέπει όμως να ξέρετε και νομίζω ότι έχω και ένα δικαίωμα έτσι να πω κάτι γιατί όταν γράφαμε για την ηλιακή επιστροφή ότι θα κάνει εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο και θα τις κερδίσει οι χαρακτηρισμοί υπάρχουν στο Αστρόλετζ, είναι καταγεγραμμένοι. Ε, θεωρώ ότι ο Τσίπρας δεν είναι Λάκες. Θεωρώ ότι ο Τσίπρας θα ξανακάνει την επανεμφάνιση του. Και θεωρώ ότι μετά τον Γενάρη του 2016, υπάρχουν αυτά, μένουνε θα τα ξαναδούμε κάποια στιγμή μπροστά μας, ε, θα ξαναφορέσει τον περαιτέρω τη Επανάσταση. Θα τον ξαναφορέσει τον περαιτέρω τη Επανάσταση. Για ποιο λόγο όμω. Γιατί, συμφωνώ εδώ με τον Γιάννη, αυτοί που του τάξανε πράγματα, τον πουλήσανε. και έξω, η Επανάσταση. Εδώ είναι μια είναι αφήνι, λέει, και οι τώρα τι πέρε, Επανάστασης. είναι πελάτη σου. Προσέξε το chat να απαντά. Ναι, ναι. Άσε την πολιτική, είναι πελάτη σου και τον Χαϊδεύη. Ναι. Δεν είναι πελάτη. <laughs> ναι. Είσαι συνιστόσα, <laughs> συνιστόσα. Συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ είσαι. <laughs> για να δει. Μιλάμε για αριστερά τόση ώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από το κουκού εσωτερικού. Ήταν ποτέ το κουκού εσωτερικού κομμουνιστικό κόμμα. Ε, λοιπόν, τι συζητάμε. Γιατί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αριστερά. Όχι. Ε, εγώ δεν εννοείτερα. βλέπω καμιά αριστερά. Και ούτε μπορεί να, να, να, να, ε, να είναι... Δεν θέλω να ρωτήσω. Μπορώ να, να κάνω το μια ερώτηση. Ο μπερέ θα είναι κανονικό ή μητασιών. Τι Λες ότι θα σηκώσει κάποια στιγμή τον Μπερέ. Θα είναι μπερέ σαν αυτόν που φόρεσε μέσα στο 15. Να. Ότι θα χορέψουν την Ευρώπη, θα, θα, θα, θα. Και τελικά η ουρά κατά από τα σκέλια. Άρα, εγώ Γιατί κανένα... εγώ ξέρω, οι αριστεροί δεν συμβάζονται. Ναι, ναι. Καλά και οι δεξοί, ξέρατε, δεν συμβάζονται αλλά οι περισσότεροι είναι κόττες τρίλιρες. Ποιοι δεξοί, δεξοί. Παντώ δεν είναι αυτό ο Λακές, εμείς είμαστε μαλάκες. Εγώ δεν τον είπα Λακέ, πάντως τον είπα ηθοποιό. Όχι είναι λέω. πιο σίγκ. <κυκ> ναι. Λοιπόν... Okay, να βάλω εγώ ένα τώρα τραγούδι τώρα. Πάνε, λίγο το εξαντλήσαμε το θέμα. Λοιπόν το εξατλίθη, Βάζω Mr. Mr. Broken Wings. δεν <στονίτλισμα> understand why we can't just belong to each other's hands this time might be the last of the fear unless I make it all too clear I need you And blood that makes me. ακούμε albindo14.com και την εκπομπή το full του άστρου κάθε Σάββατο εις 8 Τι ακούμε Albindo 14 ακούμε Χρυσή μου Albindo 14 την ώρα που απλώνουμε την βουλιάδα την ώρα που τεινάζουμε τα σεντόνια Είσαι καλό 14 Δεν το μάθες Ξεκίνησε Αλμπίνο 14 Ο δικό μας σταθμός Η έκφρασή μας Είστε κάτι Όχι αν υπενήσεστε κάτι Εδώ ζωντανά Στον αέρα τους βγάζουμε όλους Έξω Να του ακούμε όλοι απανταχού Να μας πούνε αυτά που έχουν να μας πούνε Αλλά θα πούμε και εμείς τα δικά μας Εσύ κλάμα θα πέσει κλάμα και δεν βρέχει κιόλας που λένε οι white snakes τη βροχή Λοιπόν εδώ είμαστε albedo14.com Ρεκόρα κραματικότητα σήμερα και πως θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά Κανχάιζω την κερκή η μεγάλη παρέα του εδώ στο στούντιο Κάθε Σάββατο εις στα 8 σημειώνουμε όμως ότι σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς Για τη συγκεκριμένη ε, εκπομπή το full άστρου και θα επανέλθει στο μικρόφωνο ο κύριος Καρχαϊσότηκε και η παρέα του στις 9 Ιανουαρίου, δηλαδή μετά από ένα χρόνο. Λοιπόν, ο σταθμό θα κλείσει, θα σας βάλω σε στέρηση, δεν θα ξανακούσετε τίποτε, εάν τη Δευτέρα το βράδυ, μετά τις 6 μάλλον, το βράδυ το απόγευμα. Μετά τις 6 το απόγευμα, λοιπόν, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης υπάρχει ένα ωραίο μπάρ του φίλου μου του Γρηγόριου του Σαμορκάσουλου, το Vibe Loft. Είναι και το «Heat of the night», η μεγαλύτερη νύχτα. Θα είμαστε εκεί άπαντες και θα είναι εκεί άπαντες οι συντελεστές και οι φίλοι και η μεγάλη παρέα του Αλμπέντο που αυτοί έχουν πάει τόσο ψηλά το συγκεκριμένο σταθμό. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα, θα πιούμε καφέ, θα έρθουν και άλλοι φίλοι διάφοροι και αυτοί που θέλουν να γνωρίσουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους φίλους παραγωγού από κοντά την Δευτέρα το βράδυ, μετά τι 6, Vibe Loft, πλατεία για Σιρήνη, Σκουζέ 4. Σκουζέ 4, ένα στενάκι που έχει δύο κτίρια. Το 4 και το 2 απέναντι. Λοιπόν, ε, θα είμαστε εκεί, θα παρουσιάσουμε όλο το πρόγραμμα. Ποιοι είναι τη Δευτέρα, ποιοι είναι την Τρίτη, θα ανέβουν πάνω, θα μιλήσει ο καθένα για τα θέματα του και θα περάσουμε καταπληκτικά 4-5 ώρε. Οπότε μην λείψει κανεί. Λοιπόν, κύριε Καρλ, έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ψάψαμε φούλ του άστρου εκπομπή. Uh, σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω τον Γιάννη Το Ριζόπουλο, τον Γιώργο Το Βασιλάκο, τον Θανάχι Στο Ματσότα και τον Κούστα τον Κονδύλη. Uh, έχουμε λίγο μέσα στο, στο chat. Uh... Ε, κάποιες απόψει τι οποίε είμαι αναγκασμένος Θα τις πω για να μην φανεί ότι Εδώ το κάνουμε, γίνεται πόλεμο στο τσάτ Ότι πέστα, κάνουμε πέστα. γαργάρα πέστα. Ε, Όλοι υπερθεματίζουν υπέρ του Γιώργου Του Βασιλάκου Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο ε, Η Ξένια λέει Ότι σε εκπομπές κάτι υπάρχει πίσω Κατευθύνεται πολιτική ε, Ναι απολύσανε στο μέγκο Τον Περτεντέρι και πήραν εμένα το ομολογώ Τι έκανανε και πριντέρι γιατί υποβαθμίζει τόσο ρε παιδί μου. Εγώ προσπαθώ, ε, πάμε, πάμε προσπαθώ να σε αναδείξω και σου πεντερή τώρα, πά, δηλαδή πάει πολύ. Να, πάμε, να πάμε να δούμε λιγάκι τα πράγματα πώ έχουν. Ε, είχαμε πει καταρχήν ε, μαζί ε, στην εκπομπή με τον ε, Γιάννη το Ριζόπουλο. Ε, το τι θα συνέβαινε φέτος. Είχαμε προβλέψει ότι θα πάμε σε εκλογές διπλές, είχαμε πει ότι δεν θα καταφέρει να σκισει το μνημόνιο, είχαμε πει ότι α, α, θα φάει πρόβλημα μέσα από την ίδια του την κοινοβουλευτική ομάδα και ότι θα επιχειρήσουν και τελικά θα το ρίξουν. Και τελικά διαβάζω εδώ πέρα ότι υπερθεματίζαμε υπέρ του Τσίπρα. Οκ. Okay. Προφάνως, κάποια άλλη εκπομπή βλέπατε ή ακούγατε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το προσπερνάμε. Όσον αφορά α, για μια α, ερώτηση που υπάρχει και ότι θα σωθούμε μόνο εάν ο Τσίπρας κάνει στροφή προς την Ρωσία, είναι κάτι το οποίο το έχουμε γράψει. Οπότε... Είχαμε προβλέψει ποιο είναι το σωσίβιο μας. <coughs> ε, γι' αυτό μη βιάζεστε λιγάκι. Έχουμε ακόμα 16, τώρα μπήκαμε, δεν έχουμε μπει ακόμα. 22 του μήνα άλλαζει η χρονιά αστρολογικά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Εσείς που τον θεωρούσατε τον τζίπρα εξοβλημένο από το μνημόνιο το οποίο υπέγραψε και σαφέστατο το υπέγραψε, αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έγινε. Καθίστε να δείτε που λέγαμε ότι θα ξανακερδίσει τις εκλογές όπως τις ε, κέρδισε είχαμε πει ότι δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια ζωής πότε από το, το Γενάρη του 15 ωραία άρα αυτά που λέμε γιατί πάρα πολλά δεν είναι υπέρ του Τσίπρα ωραία καθίστε λιγάκι να δείτε γιατί έχει μην είμαστε λιγάκι προπέτες. Δεν είναι πολύ καλό. Έχει κανείς να πει κάτι... Είμαστε να το κλείσουμε το θέμα του Τσούπρα. Ε... Πάμε... Ε... Θα μας πούν, λέει αστολόγοι σήμερα, αν οι πολιτικοί μπορούν να κυκλοφορήσουν έξω χωρίς φουσκοτούς. Εδώ δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε εμείς, δεν. Λοιπόν, να κάνω μια, μια τοποθέτηση, <σχαι> αν μου επιτρέπεις. Έχουμε περάσει τις δύο ώρες Έχουν, τοποθετη, έχουν τοποθετηθεί όλοι πολλαπλώς Έχουν έπει Διάπιστώσεις Και νομίζω ότι Το επόμενο όλο αυτό το διάστημα Να αρχίσουν να λένε και προβλέψεις Λέω εγώ τώρα Ωραία. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, πάμε Επειδή λοιπόν είμαστε να... πολλοί να έχουμε ένα, ένα μπούσουλα Να μην πιάσουμε άλλο Τσίπρα Ωραία. Τι να λέει πολιτική και είναι ανοιωστρολόγοι Πελατειακή σχέση ναι. Το ομολογώ Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε λίγο την Ελλάδα σε σχέση με τη γειτονιά εδώ που έχουμε Τι θα μπορούσε να συμβεί Και να δούμε, δηλαδή, λέμε την Ελλάδα σε σχέση με το διεθνές έτσι στάτους. Να ξεκινήσω, με ποιο να ξεκινήσω Κωστή, μας κάνει τη χαρά έτσι Ξέρεις, λοιπόν. είσαι Πούτιν, όλα παρέα ε, λοιπόν, ε, η Ελλάδα εντάξει βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολή και Είναι προδιαγεγραμμένη η γεωφυσική θέση που παίζει ισχυρή ε, κατάσταση στο ιστορικό γίγνεσθε οι Έλληνε γενικότερα να παίξουμε. Όσον αφορά το ευρώ, εντάξει θα το αναλύσουμε μετά. Για του συ, πήρα τηλέφωνο σήμερα έτσι, το έτσι, απόγευμα. Έτσι. Δεν είχα εγώ στοιχεία τίποτα να κοιτάξω. Mm -hmm. Μισό λεπτό μόνο γιατί έχω τοροσκόπιο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μου έδωσε ένα οροσκόπιο λοιπόν ε, Κάποιο γεγονός θα είναι αυτό Ναι, παίζουνε δύο-τρία οροσκόπια του Κάναμε <σχελίδι> μία έρευνα <σχελίδι> με τον Γιάννη Και μας φάνηκε ε, κάπως πλησιά. πιο <σχελίδι> <νομμάδι> αυτό Και δεν το φέρα. Τέλος πάντων, θύμισε μου λίγο Έχει την οροσκόπο Σου βάζω εδώ το χάρτη Τον κάνω τεράστιο Ναι Ούτω ώστε να έχει πρόσβαση, Περιμένουμε να λεπτό φέρω. Για το έχουμε το γαλλικό. υπάρχει Λέψου. Υπάρχουν πολλά Λέψου. του ση. Έχει το καλοκαιρινό αυτό που ήθελε. Ε, ναι, ναι, ναι, ναι. Μου έδωσε ένα Φωρά. με οροσκόπο. Θύμισε μου εγώ καιρό. Οροσκόπο εγώ καιρό με τον πλούτο Ανατέλλοντα. Μπράβο. Λοιπόν, ωραία, ωραία. μου αυτή για τον έτσι. Λέ Τι είναι. Για ποιο λόγο αυτό το οροσκόπιο έχουμε 28 του 14 αν θυμάμαι είναι μια που Εντάξει Ο οροσκόπο λοιπόν έχει 14 εγώ καιρού Είναι σε σύνοδο με τον Πλούτονα ε, Ο κυβερνήτης του από ό,τι είδα γρήγορα Του οροσκόπου ο χρόνο είναι στις 17 σκορπιού. Για μένα ναι, είναι ένα κατασκεύασμα Έτσι θα το πω Από τη δύση λογικά ή απ' την παγκοσμιοποίηση όπου να το παίξω λίγο πιο ψηλά το παιχνίδι επειδή έχω και το φίλο το ματσότα δίπλα μου και τα γουστάρια αυτά okay. για μένα είναι η, η σκοτεινή φύση όταν λέω σκοτεινή φύση οι άνθρωποι εκ φύσεως έχουμε μια διάθεση να φτιάχνουμε πάντα ένα αντίπαλο δέος Έτσι. για να μην τα βάζουμε με τον κακό μας σε αυτό η ίδια όμως η φύση Εμπεριέχει τη σκοτεινή φύση πολλές φορές Δηλαδή για παράδειγμα μια φωτιζόμενη κατάσταση Έχει πάντα τη σκιά Στο οροσκόπιο έχουμε αντισκιές πλανητών έτσι; Η σκοτεινή φύση θα μπορούσα να πω έτσι Για να το βάλω λίγο σαν παράδειγμα και να ξεκινήσω για τον ίσης Είναι τα ίδια τα μανιτάρια Το πως διασκορπίζονται Πως φυτρώνουν και ακόμα στο πέρασμά του δεν φυτρώνει τίποτα άλλο είναι οι ακρίδες. Έτσι θέλω να παρομοιάσω λέει τον ίσης είναι ένα κατασκεύασμα λοιπόν που πρέπει να δώσει η παγκοσμιοποίηση για να ξεχάσουμε τα παιχνίδια που μας παίζει στην πλάτη μας για να βρούμε άλλους εχθρούς όχι ότι δεν είναι, σαφέστατα και είναι Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει σε φυσική η υπόθεση και οδηγείται με αυτό σε νέα φράκταλς δηλαδή είναι ένας παρασκευαστή ελκυστή. Που οδηγεί το παιχνίδι αλλού. Το παιχνίδι λοιπόν θα το οδηγήσει με νέε καταστάσει εκτό από τη Γαλλία, ότι έγινε σε επανάληψη για μένα, ναι, μέσα στο 16 κυρίω την Άνοιξη. Αν θυμάμαι, και οι εκλήψει παίζουν ρόλο, αν και στάθηκα πολύ γρήγορα σε εκλήψει, τέλο πάντων. Είναι ένα κατασκεύασμα λοιπόν που εξαπλώνεται στη Δύση μέσω τη Ελλάδος, αφού είμαστε και στα σύνορα Ανατολή το οποίο αυτό το κατασκεύασμα πρέπει για να υπάρχει. Παλιότερα. Υπήρχε το καφερτασκεύασμα πάλι σκοτεινή φύση των λοιπόν. λεγόμενων Εβραίων. Έτσι. Αλλά η σκοτεινή φύση υπάρχει γενικότερα. Στο σύμπαν είναι με τις μαύρες τρύπε. Στους οργανισμούς είναι με τον καρκίνο που έχουμε πάλι εξάπλωση. Είναι καταστάσεις λοιπόν που υπάρχουν που ο Καρλ Λιούγκ την συσχέτησε ότι το καλό και το κακό δεν αντίθετα συνεπάρχουν. Και πρέπει να βρούμε σημεία, όχι να εξαλείψουμε το κακό, δεν εξαλείφεται, θα φυτρώσει άλλο κακό, αλλά να βρούμε εξισορρόπηση των δύο. Γιατί όταν δεν υπάρχει εξισορρόπηση, υπάρχει το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εξισορρόπηση. Άρα λοιπόν το πρόβλημα πρέπει να διευθετηθεί από την ίδια την Ευρώπη, δεν ξέρω αν λέγεται και η Αμερική. Είναι αυτή που δημιούργησαν του πολέμου, δημιουργούν την προσφυγιά, όλα αυτά τα προβλήματα που εξαπλώνεται με κατάσταση που θα έχει των αντίκτυπο των και άλλωστε μην ξεχνάμε προγενέστερα η Ευρώπη Σε παλιότερε εποχές Για να φτιάξει την βιομηχανική επανάσταση Έκανε απικίες για να πάρει μεταλλεύματα Τώρα πάλι εκμεταλλεύτηκε καταστάσεις Και φτιάχτηκαν με αυτό το σκοπό Ήθελε ακόμα να αλλάξει τη Λιβύη, την Αίγυπτο, τη Συρία κτλ Όλα αυτά λοιπόν τα πληρώνει ε. Όσο λοιπόν εστιάζουμε σε βάθος αυτό το θέμα Τόσο πιο πολύ το φωτίζουμε Ταυτόχρονα με το φωτισμό δημιουργούμε μεγαλύτερες σκιές. Ο σκοπός είναι να εξαλείψουμε τις σκιές. Ναι, αν μου επιτρέπεις κιόλας. Ε... Ναι, αν κατάλαβες τι βάση... είπα γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Με βάση την αστροχαρτογραφία εγώ θα πάω. Μπαμ, μπαμ. Ε... Είπα σήμερα να μην πλατιάσω γιατί έχω Εθνική Ελλάδος εδώ. Α... Αυτό που το... Και το είπα και στο βίντεο και ήταν λίγο τραβηγμένο με τον Γιάννη που έκανα. Εάν πάρει αστροχαρτογραφικά και βάλει βέβαια και του πλάνετε στη Σουράνια ε, το χάρτη του ση, πάνω από το Λάγκλι τη West Virginia που είναι τα κεντρικά τη CIA, περνάει. Λοιπόν, ζουν ανάμεσά μα και τέτοια. Ε, <coughs> θα. <coughs> Όχι, είναι Κανδύλη, Κονδύλη ο άνθρωπο. <coughs> Κονδύλη. Ναι. Εντάξει. Καθίστε, θα μα ανάψουν σε λίγα <laughs> Ναι, γιατί είδε ότι ρωτάνε ποιο είναι ο κύριο μιλάει και δεν λε ποιο είναι. Είναι λάθο αυτό. Λοιπόν, ο άξονα ηλίου χρόνου και χαντέ χρόνου υποθετικού περνάνε πάνω από τη West Virginia. Που αυτό δείχνει ότι αυτό που είναι ο ηθήνων νου τη όλη κατάσταση είναι η CIA. Πάρα πολύ ωραία. Για μένα ένα παράξονος ελκυστή που δημιουργεί νέα φράκταλ στο όλο το παιχνίδι το παγκόσμιο. Στο οποίο εξελίσσονται νέε καταστάσει οι οποίες έχουν φύγει από τον έλεγχο αυτών που τα έφτιαξαν. Ωραία. Ε, Θανά, εσύ τι έχει να πεις επί του θέματο. Ε, για αυτό, για το Θανά, έδωσε μα. Έτσι, έτσι. Σαφώ. Κατάλαβα. Χαφάκι δυνατό. Λοιπόν, ε, υπάρχουν πολλά οροσκόπια για το συ και μάλιστα το συγκεκριμένο. Εγώ χρησιμοποιώ όλα τα χρησιμοποιώ. Κυρίω χρησιμοποιώ αυτό στο οποίο αναφέρθηκε και ο Κώστα. Και μάλιστα έχει δύο. Οροσκόπους. Υπάρχει και ένα δεύτερο την ίδια μέρα με οροσκόπο ζυγό. Στι ίδιε περίπου μοίρε. Είναι από μια ανακοίνωση. Δεν με ακριβώ πώ. κάνει ένα τέλεχο μεγάλο του ναι, ίσης. Άλλο... Και το άλλο οροσκόπιο που είναι την Άνοιξη είναι πολύ αντιπροσωπευτικό. Είναι ξεκάθαρα ε, τρομοκρατική οργάνωση και φαίνεται πολύ αυτό. Άριου Άρη-ουρανού μέσα κλπ. Είναι πολύ πλουτόνιο ε, έτσι. Βέβαια πάρα πολύ. Ε, ο ήλιο στον καρκίνο που έχει να κάνει με το φονταμενταλιστικό κομμάτι και τι ιδέε του. Ε, το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή η αντίθεση άριου Ουρανού που έχει 17 και 16 ε, ζύγου κρυού, ενεργοποιήθηκε τώρα από τον Άρη που πέρασε από εκεί και ε, εκεί αρχίζει το πάρτι για τον Ίσης. Για μένα Ίσης είναι τελειωμένη υπόθεση αλλά το θέμα είναι πώς είναι τελειωμένη. Δηλαδή παίζει μέσα όλο το πακέτο με το κουρδικό τη Συρία και τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, ε, καταρχήν η νέα σελήνη του Ιανουαρίου θα ενεργοποιήσει πάλι αυτό το οροσκόπιο και του Φεβρουαρίου ακόμα χειρότερα άρα ε, σύνοτι θα βρουν τις μοίρες του οροσκόπου ο Ουράνος και ο Πλούτονας παρέα που σημαίνει ότι το πράγμα θα χειροτερέψει για τον ίσις. το θέμα είναι που θα τον παρκάρουν γιατί παίζει το σενάριο ο Ίσης να παρκάρει στην περιοχή του Ιράκ αυτό είναι το ένα σενάριο συν, καταρχήν και να διαλυθεί έχει διασκορπιστεί σε όλη την Ευρώπη έτσι, Οπότε βέβαια. θα συνεχίσει ο ανταρτοπόλευμος με έναν τρόπο. Σαν Ακριβώ. Ακριβώς. Αλλά υπάρχει και το θέμα ότι ναι μεν αρχίζει και υποχωρεί ήδη ε, στη Συρία, αλλά μπορεί να παίξει σε κάποια περιοχή του Ιράκ. Και επίσης, πολύ σημαντικό είναι το θέμα της Ιεμένης. Γιατί ε, φέτος έχουμε ένα φαινόμενο που το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι η διάβαση του Ερμή. Σπάνιο αστρολογικό και αστρονομικό φαινόμενο είναι ο Ερμής που θα περάσει... Μπροστά από τον ήλιο. Θα κάνει έκλειψη στον ήλιο, η οποία βέβαια δεν θα τον κρύψει, θα περάσει σαν μια κουκίδα μπροστά του. Αυτό γίνεται την άνοιξη. 19 μύρε Σταύρου. Αυτό ενεργοποιήθηκε από τη νέα σελήνη του Νοεμβρίου στι 19 Σκορπιού και είχαμε το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι. Και το Φεβρουάριο έχουμε μια νέα σελήνη στον υδροχό στι 19 μύρε πάλι, τετράγωνη δηλαδή με τη διάβαση του Ερμή, ε, όπου ο ήλιο και η στι 19 μύρε, 20 ουσιαστικά, καμιά και κάτι. Του, ε, του υδροχώου κάνει τετράγωνο με τον Άρη. Αυτό σημαίνει πόλεμο για μένα εκεί χειρότερο, χειροτερεύει το πράγμα, αλλά ε, υπάρχει το θέμα τη Ιεμένη η οποία έχει σελίνει στι 19 υδροχώου. Οπότε η εκεχηρία που αυτή τη στιγμή πάει να γίνει εκεί θεωρώ ότι δεν θα γίνει και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το παιχνίδι να μεταφερθεί και εκεί ακόμα χειρότερα. Θεωρώ δηλαδή ότι η εκεχηρία στην Ιεμένη είναι προσωρινή και δεν θα κρατήσει και μπορεί ένα κομμάτι του πολέμου να μεταφερθεί εκεί γιατί ήδη το Ριάντι, Σαουδική Αραφία και το Ιράν παίρνουν θέσεις μάχης εκεί πέρα. Mm -hmm. Με τις τελευταίες συμφωνίες που κάνανε και την οργάνωση αυτή, δεν ξέρω αν διαβάσατε ε, που σχετίζεται με την ιστορία στην Ιεμένη. Άρα το παιχνίδι είναι πολύπλοκο. Επίσης ε, ιστορικά να αναφέρω ότι με τη διάβαση του Ερμή σχετίζονται πάρα πολλέ ανεξαρτητοποιήσεις κρατών. Οπότε θ και αστροχαρτογραφικά περνάει ακριβώ πάνω από την Ιεμένη, τη Σαουδική Αραβία και τη Συρία. Όλο αυτό κομμάτι. Άρα, ε, θεωρώ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε ανεξαρτητοποίηση των Κούρδων, που είναι η μία version είναι ένωση στα τρία καντόνια βόρεια τη Συρία, κομπάνι και τα δύο άλλα. Και το επόμενο βήμα που ο Ερντογάν τρέμει και γι' αυτό κάνει όλα αυτά που κάνει αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Κούρδοι βγαίνουν στη θάλασσα, βγαίνουν στη Μεσόγειο που σημαίνει ότι η, Τουρκία, η γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας μειώνεται τραγικά. Γι' αυτό και ο Ερντογάν μπουκάρε τώρα ε, στο Ιράκ, γιατί σου λέει αν με κόψετε από εδώ θα με βρείτε παρακάτω. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ε, αλλά υπάρχει και το άλλο σενάριο, το οποίο το παίζουν πάρα πολύ να εξαρτητοποιηθούν ε, οι Κούρδοι του Βόρειου Ιράκ, η οποία είναι φιλοτουρκική. Οργάνωση ουσιαστικά. Δηλαδή, οι μαχητέ εκεί ε, τα έχουν πάρα πολύ καλά με του Τούρκου και από εκεί περνάει όλο το λαθρέο πετρέλαιο τη Τουρκία. Και το σενάριο είναι ότι ε, θα χρησιμοποιήσει ο Ερντογάν του αγωγούς του δικού του για να ξεπλύνει και το βρώμικο πετρέλαιο. Το χρήμα από το βρώμικο πετρέλαιο ουσιαστικά. Το βρώμικο χρήμα από το πετρέλαιο. Ε, οπότε δεν έχω καταλήξει ποιο Κουρδιστάν τελικά θα ανεξαρτητοποιηθεί, αλλά θεωρώ ότι τα τρία καντόνια επάνω. Ε, θα το πετύχουν το στόχο τελικά. Ωραία. Και το, α, το θέμα επίσης είναι τι θα παίξει με τον Άσαντ. Ε, όπου θεωρώ ότι το παιχνίδι, η ιστορία με τον Άσαντ, το αν θα μείνει ή όχι και πώς θα βρεθεί λύση για τη Συρία, θα κρυθεί του χρόνου τέτοια εποχή. Παρά πολύ ωραία. Ε, Γιάννη, εσύ κάποιο δουλεύει αυτό, είναι νυχτό. Ναι, ναι, εγώ σα ακούω. Όλα okay. ανοιχτά είναι όλα. Λοιπόν, ε, εμεί τα έχουμε ξαναπεί για, τον, για το Islamic State. Mm -hmm. Και ότι στην πραγματικότητα αυτό το σκόπι που υπάρχει δεν περιγράφει ένα κράτο, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ κράτο, αλλά ένα αντάρτικο. Mm -hmm. ε, θα πω πάλι ότι στον Άριο Ουρανό που μνημόνευσε ο Θανάσης πριν υπάρχει και η Δήμη Τράκη, α κάποιοι από το, από το chat. Δεν είναι η μιμή, είναι η δίμητρα, η Σέρε, η οποία έχει πολιτική διάσταση και καλά θα κάνετε να την παίρνετε υπόψη σα. Ε, ωστόσο, για να τοποθετηθώ στο θέμα, θα μείνω λίγο στην ε, πιο μεγάλη εικόνα που δεν έχει να κάνει τόσο με το, με το Islamic State, που είναι μια εκδήλωση αυτού που συμβαίνει σε γενικότερο επίπεδο και έχει να κάνει με το χάρτη. Δεν λέω οροσκόπη γιατί δεν έχουμε ώρα. Με το χάρτη του Ισλάμ. Βλέποντας ε, τα στοιχεία σε αυτό το χάρτιο που έχει βγει με βάση την Αιγήρα, έτσι, έχουμε μια αφετηρία Από πέρυσι και φέτος ε, υπάρχει ουσιαστικά ένα τάφ τετράγωνο στις πρόοδους μεταξύ ήλιου Άρη-Πλούτονα και αν για τον ήλιο αυτό είναι ε, συχνό είναι πιο συχνό γιατί κινείται στα προοδευτικά κινείται γρήγορα, για τον Άρη και τον να δεν είναι καθόλου με, Αυτό σημαίνει ότι η όψη που τώρα είναι στο πίκ της, ε, έχει να κάνει με, την, με αυτό που απο, αποκλήθηκε κάποτε η μητέρα όλων των Μαχών ε, για το Ισλάμ, ανεξάρτητα τώρα με τι συνωμοσίε παίζουν και ποιο του έβαλε και ποιο του βάζει κλπ. Έτσι και αλλιώς η ιστορία της Δύση και του Ισλάμ είναι λίγο περίεργη. Πάντα η Δύση ήθελε να παρεμβαίνει στου, στην Ανατολή και έχουν κάνει άπειρες φαγές και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι τα έχουμε τάπατε κι εσείς πριν αυτά. Ωστόσο αυτό σημαίνει ότι μέχρι την άνοιξη. Θα έχουμε όντω το, το μεγάλο παιχνίδι, ε, ουσιαστικά με το θανάσει με αυτά που συμφωνούμε και σε χρόνους, Υπάρχουν δύο κομβικά σημεία. Εγώ δεν μένω τόσο στη διάβαση του Ερμή. αυτή είναι δική σου υπόθεση να λέμε. Υπάρχει η νέα σελήνη του Ιανουαρίου και η νέα σελίδα του Απριλίου, η οποία επίση είναι φωτιά και λάβρα. Εκεί λοιπόν, στη νέα σε του Απριλίου, που σημαίνει ότι τον Απρίλιο μέχρι να δύο μήνε και ίσω και τι πρώτε μέρε του Μαίου, θα πετύχει όλο το χοντρό παιχνίδι ε, και υπέρχ και κατά που αυτό σημαίνει ότι ε, θα γίνει μια πολύ ουσιαστική καθάριση σε σχέση με το, με το Islamic State και θα μεταλαμπαδευτεί που έχει γίνει, γίνει αυτό σε, στη Δυτική Ευρώπη και αλλού. Έτσι. Ε, από εκεί και πέρα, δεν θέλω να πω περισσότερα για το θέμα, mm -hmm. ας μιλήσει κάποιος άλλος. Ωραία. Εγώ να πω από τη μεριά μου ότι καταρχήν Συμφωνώ με του προναλισσαντές. Ε, βλέπω καταρχήν στο χάρτη αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας ότι ο ουρανός είναι απάνω στον Άξονα να αριζές, που δείχνει την πολεμική προδιάθεση. Ε, αυτό βέβαια που με προβληματίζει είναι ότι ο ήλιος είναι χωρίς εξίσωση καθόλου πράγμα που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα, αυτή η οργάνωση δεν είναι τίποτα άλλο από μπροστινό κάποιον άλλον. Και βέβαια, πολύ φοβάμαι ότι δυστυχώ ε, ανοίξαν ένα μέτωπο πάρα πολύ άσχημο. Γιατί ο χρόνο ο υποθετικό είναι πάνω στον άξονα οροσκόπου Χαντές που δείχνει ότι οι θέσει του, σαν ιδεολειψία που έχουν, α πούμε δεν θα βρουν την απίχυση που περιμένουν και, δυστυχώς, τόσο αυτοί όσο και οι Τούρκοι α, ανοίξαν ένα α, πολύ μεγάλο πόλεμο α, με έναν άνθρωπό, ο οποίος α, μόνο εύκολος αντίπαλος δεν είναι. Αυτός λέγεται Βλαντίμιρ Πούτιν, θα πάμε σε ένα τραγούδι θα μας πετάξει μια προσωπογραφία στη συνέχεια ο Γιώργος Βασιλάκος και εμείς θα πούμε τα δικά μας. is the sure 14 Θα ακούτε Άλλα πράγματα Αρχαίους πολιτισμού Παράξενα φαινόμενα UFO Άλλες διαστάσεις Από το παραδοσιακό μέχρι το μοντέρνο στυλ Κεραμοσκεπές και ξύλινες στέγες. Πρωτότυπες κατασκευές με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές. Ρουσιάκης χρήστο. Αναλαμβάνουμε στέγες με όλους τους τύπους κεραμιδιών. Στέγες με ασφαλτικά κεραμίδια. Στέγες με επικάλυψη χαλκού. αναπαλαιώσει παραδοσιακών στεγών. Ειδικέ ξύλινε κατασκευέ, πέργολε. Οι κατασκευέ μα σε όλη την Ελλάδα σα εξασφαλίζουν την άριστη λειτουργικότητα και εμφάνιση. Οι πέργολέ μα κοσμούν του ομορφότερου κήπου και βεράντες. Γραπτή εγγύηση για την εργασία μα. Ρουσιάκη Χρήστο. 210 83 17 064 και 693 2298 144 και στο ίντερνετ κεραμοσκεπέ.gr Αρχούμε Αλμπέτο 14 γιατί είμαστε διαφορετικοί. Πώ το πε αυτό, Αλμπέτο 14. Πώ το πε, 14. Για να είναι το μυαλό μα στη θέση του, με συγχωρείτε, μπερδεμένα μου τα λέτε. Αλμπέτο 14.com. Θα το καταλάβατε ότι είμαι εγώ. Ποιο είμαι εγώ, Ο μόνο, μορφωμένο και λογιστικά κατοικημένος, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία του μαγαζί. Το κρατάω, δηλαδή δεν τα κρατάω, δηλαδή τα κρατάω. να πάμε και κουράζουμε. <Τι> τα πάω από εδώ και τα αφρίνω κατάφερε. Γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένο. Είμαι τελειώθητο. Αλμπέντο 14.00 Ο διαδικτυακό σταθμό των Απανταχού Ελληνών. Λοιπόν, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι πάρα πάρα πάρα πολύ στο κόσμο μέσα σήμερα και δεν θα γινόταν διαφορετικά. Πέντε αστρολόγοι στο τερέν. Θα ακούμε την εκπομπή full του άστρου κάθε Σάββατο στι 8. Και επαναλαμβάνω, είναι η τελευταία εκπομπή τη χρονιά που βγαίνει σε λίγε μέρε. Διότι λόγω τη σύμπτωση των ημερών πέφτει αμέσω μετά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα τα επόμενα δύο Σάββατα. Ο κύριο Καρχάι θα είναι κοντά σα στι 9.00. Ιανουαρίου η μέρα Σάββατο και ώρα 8. Δεν ξέρω ποια παίρνει τηλέφωνο τώρα. Να το κλείσει. Ε, έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ήδη πάμε για τρεις ώρε και ακόμα δεν έχουν πει τίποτα τα άτομα που ε, συναναστρέφονται εδώ με τον Αλμπέντο. Ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Δεν είναι δική μου η διαδικασία αυτή. Οφείλεται σε όλου και θα είναι άπαντε. Τη Δευτέρα το βράδυ μετά τις 6 στο Loft, By, στο Loft, Loft Vibe στην πλατεία Αγία Μετά τις 6 θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα και θα πιούμε έναν καφέ μαζί και όσοι δεν γνωριζόμαστε να γνωριστούμε από κοντά και αυτό είναι και ο στόχος τους καιρούς που βρισκόμαστε. Λοιπόν κύριε Καρλίτο. Επιστρέψαμε με το αστρολογικό champions league Uh, τι να λέει η βασική αστρολόγη, Ποιο πλάκα κάνουν παρά αστρολογία και ευγενικά το λέω γιατί άλλα θα έπρεπε να πω. Άνοιξε την ψυχή σου, Καρδιά μου. Μιζορίζεσαι. Αν νομίζεις ότι εμεί αυτά που λέμε είναι. Εσάς εννοεί. προφανώ. Uh, Μήπω εννοεί αυτά που βλέπει τη τηλεόραση. Όχι, έρχε, έρχε, όχι, προφανώ για την εκπομπή. Εκεί είναι πιο σοβαρά τα άτομα. Uh, εντάξει, αν νομίζει ότι. Αυτά που λέμε εμείς είναι για να κάνουμε πλάκα, είναι θέμα αντίληψη που να κάνω κάτι άλλο εγώ. Απλά εδώ να ξέρουν όλοι οι φίλοι, σε όλες οι κομπές, με πολύ χιούμορ, λέμε πολύ σοβαρά πράγματα. Εάν δεν μπορούν να το ξεχωρίσουν, λυπάμαι ιδιαίτερα. Ωραία. Η Σουανομή λέει πέντε αστρολογί ή έξι. Είναι πέντε και δύο εγώ έξι. Κι ένας εγώ. Λίπτα. <laughs> <7. laughs> Πάμε λίγο να δούμε τα. Όπω Σήμερα δεν είναι το φουλ το του άστρου, είναι φλος Φλό Αφού είναι έτσι. πέντε. Ε, Γιώργο τώρα σε ρίχνω εδώ. Τσίπρα, μα τα πήγε σε Το πάλι, Τσίπρα. Έτσι, πάλι, το ξε... Πάμε τάπε. τώρα για Πούτιν. Λοιπόν, ο Βλαδίμηρος ε, Πούτιν έχει ήλιο στο ζυγό. Ο ροσκόπος του στο Σκορπιό και το μεσουράνημα του στο Λέοντα. Ο ήλιος του είναι σε σύνοδο με τον Κρόνο, που δείχνει σταθερότητα, αυτηρότητα, επιμονή και υπομονή. Έχει την ικανότητα να αντιμετωπίζει σοβαρές καταστάσεις με σύνεση. Η σύνοδος γίνεται στο Κρόνιο Ζώδιο του Ζυγού ε, και μάλιστα ε, ο ερμής του βρίσκεται και αυτό στο Ζυγό και μάλιστα πάνω στον ιδιαίτερα ευνοϊκό απλανή σπίκα, που δίνει φήμη, τύχη και τιμές, σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα, που δηλώνει ιδεαλισμό, όραμα σε βάθος, ικανότητα κατανόησης, ακόμα και των πιο περίπλογων καταστάσεων. Επίσης δείχνει εξυπνάδα, ετοιμότητα, πνευματική και διανοητική γνώση, πολύ μεγάλη αντίληψη και ένας αγενευτικό και εγωιτευτικό λόγο, αυτή πολυαστρία στο ζυγό λειτουργεί σαν αλχημική ένωση όλων αυτών των ενεργειών. Επειδή είναι και στο 12ο οίκο και σε εξάγωνο με τον Πλούτονα, δείχνει ιδιαίτερα έντονο παρασκήνιο μέσα στο οποίο λειτουργεί άνετα με όλα τα ανωτέρω όπλα. Άλλωστε η θητεία του στις μυστικές υπηρεσίε Καγκεμπέ, εδώ αποτυπώνεται παραστατικά και δείχνει τον άνθρωπο που άντλησε τις γνώσεις του, ερμής δηλαδή, μέσα από τη σκληρή πραγματικότητα, ο φορτωμένος Δωδέκατος δηλώνει και άτομο συντονισμένο με τις συλλογικέ ανάγκες και ιδιαίτερα λόγω Ποσειδώνα, καταδίεται εύκολα στο συλλογικό ασυνείδητο. Η πολυαστρία αυτή σε γωνία τετραγώνου με τον ουρανό στον καρκίνο δηλώνει την ανατρεπτική και επαναστατική πλευρά του Πούτιν. Ο Δία τον Ταύρο σε γωνία εξαγώνου, βοηθάει αυτόν τον ουρανό να κάνει την επανάστασή του. Ο κυβερνήτης του οροσκόπου του πλούτονα είναι σε σύνοδο με τον νότιο δεσμό της Ελλήνης και το μεσουράνημά του στο Λέοντα. Αυτό δηλώνει τη βαθύτετα μοιραία αποστολή του καθώς και ιδιαίτερα σφοδρές μάχες επιβολής με τους άλλους. Ο παραδοσιακός κυβερνήτης του οροσκόπου στο Σκορπιό, ο Άρης, είναι στον τοξότη, κάνει όψη τριγώνου με τον Πλούτονα και το μεσουράνημά του και εξάγωνο με τον Ερμή. Αυτό δηλώνει εξαιρετική δύναμη, τόλμη και ετοιμότητα για αποφασιστική δράση και επίγνωση σκοπών και στόχων. Εδώ να σημειώσουμε την αγάπη του Πούτιν για τον Τζούντο. Σε αντίθεση με τους κακιστές, οι αθλητές του Τζούντο δεν περιμένουν να κάνει ο αντίπαλος κίνηση. Περιμένουν, μελετούν και κτίζουν τη στρατηγική τους και προετοιμάζονται να τελειώσουν τον αντίπαλο με μια γρήγορη κίνηση. Αυτό κάνει. Ο βόρειος δεσμός της Ελλήνης στον υδροχό απαιτεί προσφορά προς την ανθρωπότητα και προς την πατρίδα του λόγω τέταρτου οίκου. Σε αυτό συνηγορεί και βοηθάει η πολυαστρία στο ζυγό όψις τριγόνου με τον βόρειο δεσμό. Ο δία σε όψη τετραγώνου δείχνει διαμάχες με το εξωτερικό. Ο Δίας σε τετράγωνο με τον Πλούτονα δείχνει την επιθυμία για δύναμη, δόξα και κυριαρχία. Το μεσοδιάστημα Πλούτονα Βόρειου Δεσμού και Ήλιο Άρη στην 20η μοίρα Σκορπιού ενεργοποιη, ενεργοποιη, τα μεσοδιαστήματα αυτά ενεργοποιούνται με αντίθεση από το Δία στον Ταύρο. Αυτό δείχνει την επιθυμία και τον αγώνα του ατόμου για κυριαρχία και δύναμη ακόμη και με βίες ενέργειες. Το μεσοδιάστημα Άρη Πλούτονα ισούται με τον Ερμή στην 24η μοίρα Ζυγού. πάνω στον πολύ ευνοϊκό απλανή Σπίκα. Δηλώνει την επιθυμία να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του με φανατισμό, επιμονή και ετοιμότητα νου. Το Μεσοδιάστημα Σελήνης Ουρανού, στην 26η Δήμων, ενεργοποιείται με αντίθεση από τον Άρη και δείχνει υπερβολική φιλοδοξία, ακόρεστο πόθο για εντύπωση και τάση του ατόμου να ενεργεί παράτολμα. Τέλος, το Μεσοδιάστημα Ήλιου Ερμή ίσον Κρόνος, στη 18η Μοίρα Ζυγού δηλώνει υπερβολικά σοβαρή στάση σε εμπειρίες της ζωής. Ο Πούτιν κατά τη διάρκεια της θητείας του στο δημαρχείο του Λένιγκραντ έλαβε το παρατσούκλι ο Γκρίζος Καρδινάλιος επειδή ήταν ο άνθρωπος που αναλάμβανε δράση όταν έπρεπε κάτι να έρθει σπέρας. Όλο το οροσκόπιό του συνηγορεί σε αυτό. Ο διελάβρον Πλούτονα σε τετράγωνο με το γενέθλιο ήλιο του δείχνει μοιραία γεγονότα. Ο διελάβρων ουρανός στις 18 Κριού σε εξάγωνο με το βόρειο δεσμό του σε αντίθεση με το γενέθλιο κρόνο του και σε τρίγωνο με τους Άρη, Πλούτονα και με Μεσουράνημα σηματοδοτεί επαναστατική και βία η δράση. Του βγαίνει αυτή την περίοδο. Έναν που την ονειρεύομαι για την Ελλάδα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω και τον θεωρώ σαν παράδειγμα ηγέτη. Ωραία. Δεν θα ξανά για τον Τσίπρα. Όχι, ευχαριστώ. Λοιπόν, Γιάννη, τι έχεις να πεις εσύ για τον Πλαδίμηρο. Να το φτιάξουμε εδώ. Σαν κάτι μπουάτι μας. Ναι, ξεκινώντας από το τελευταίο, να πούμε ότι ο ο Τσίπρα και ο Πούτιν έχουν ένα κοινό αστρολογικό σημείο, είναι ο γωνιακό Δίας. Αλλά η διαφορά είναι ότι. Θέλω να πω αυτό του υποστηρίζει από κάθε άποψη. Η διαφορά είναι ότι ο Πούτιν είναι ηγέτη τη Ρωσία, ενώ ο Τσίπρας είναι ηγέτη τη Ελλάδα. Και βάζοντα αυτά τα πράγματα στο πλαίσιο του, αν δει κανεί το χάρτη τη Ρωσία, τη σύγχρονη Ρωσία, μόνο και μόνο το ότι έχει 7 πλανήτες, αν θυμάμαι καλά, στον άξονα 4 του 10 λέει πολλά. Όλοι μέσα είναι. Ουρανί, Πλούτονες, όχι Πλούτονες, Ουρανός, Ποσειδώνας, Κρόνος, είναι εκείνο το 90 που ήταν κάτι αντιθέσεις στον άξονα καρκίνο εγώ καιρό. Γιάννη, έχω μια ναι. παρατήρηση, δεν ακούγεσαι δυνατά. Δεν, να, να πάω πιο κοντά, ναι, να πάω πιο κοντά. Λοιπόν, κατά τ' άλλα, το γιατί ακριβώς ε, αποφάσισε να κινηθεί με τον τρόπο που κινείται αυτή την περίοδο, είναι ένα θέμα ορθής διαχείρισης, γιατί στην αστρολογία, κατά τη δική μου τουλάχιστον προσέγγιση, όταν έχεις κάποιες πολύ έντονε όψεις και αυτή τη στιγμή όπου την έχει όντως πάρα πολύ έντονε όψεις, δηλαδή αυτά που περιέγραψες και εσύ, ήλιο, πλούτονα, τα, τα πάντα όλα και αυτό το ε, τετράγωνο το οποίο περιέγραψες έμεσα, δηλαδή τα τετράγωνα που έχει ο ουρανός με τον, ήλιο, με τον κρόνο και τον ποσειδώνα, όχι τον ήλιο, με τον κρόνο και τον ποσειδώνα, έτσι, ε, θα μπορούσε αν τα έβλεπες στον Τζίπρα για παράδειγμα να έλεγες άλλα πράγματα. Το σημειώνω αυτό. Ε, ωστόσο, ναι, ωστόσο, ο Πούτιν, ναι, ωστόσο ο Πούτιν έχει τον τρόπο να μυρίζεται σαν να λέμε τη στραβή Δηλαδή σου λέει ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου Οπότε Καλά. αφού είναι που είναι εκτός ελέγχου ας είμαι εγώ ο ταραξίας Καλό άνθρωπος ήταν και πράκτορας, δεν ήταν καθανας Φυσικά είναι αυτό ο οποίο. Ούτε, ούτε, ούτε... Στην μα αχλήτζε, είναι στην μονόδρομος Είναι ταραξία. Μονόδρομο είναι οικείο το του ε, Ναι, θα μπορούσε να, να, ναι να κάνει. Θα μπορούσε να κάτσει στην ησυχία του. Δεν γίνεται. Του κλείνουν του αεροδιαδρόμου και από εδώ, η Βουλγαρία και από το Ιράκ. Ναι, και στο Τσίπρα δεν μπορεί να Το τελειώνουν μετά. Τι μα κλείνουν εμά. Μας. Ο ναι. Τσίπρας δεν έχει S400, ούτε πυρηνικά ούτε συστήματα Αυτό ακριβώ λοιπόν λέμε ότι είναι η διαφορά. Αν ο Πούτιν συμπεριφερόταν όπω ο Τσίπρα για παράδειγμα συμβιβαστικά δηλαδή ή όπω αλλιώ πείτε αυτό, ε, να το συζητούσαμε. Αλλά ο άνθρωπος απλώς επειδή έχει και κάποιες πλάτες ε, εξοπλισμούς βασικά, έτσι, αυτές είναι οι πλάτες που έχει, και η οικονομία, ε, μπορεί και το παίζει αλλιώ. Ο Τσίπρας είναι με το πιστόλι στον κρόταφο. Ο Πούτιν είναι με το χέρι στον πιστόλι. <laughs> είναι το τελείως, <laughs> διαφορετική θέση. <laughs> ναι, αυτό όμω οφείλεται και στη δυναμική των δύο χωρών που υπηρετούν και οι δύο από το, απ το πόστο τους, έτσι. Ε, κατά τα άλλα σίγουρα αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ σημαντική για το Μπούτιν. Θυμάμαι ότι το 2016 το είχε ανακηρύξει σε έτος ελληνορωσκής φιλίας. Αυτό το είχε κάνει πρόπερση. Όχι, είπε ότι θα παίξει αυτό. Ναι, και... να, να δω πως θα παίξει αυτό όταν διεκδικήσει το Πατριαρχείο σε λίγο καιρό. Το ξέρετε ότι αν πεθάνει ο πατριάρχη Κωνσταντινούπολο, mm. δεν υπάρχει κανένα που να πληρεί τι προποθέσει για να γίνει Έλληνα. Πρέπει να είναι τουρκικό ήπικό και απόφητο τη χάλη. Υπάρχουν αυτά τα, αυτοί οι δύο περιορισμοί. Ωραία. Οπότε μπαίνει ο Πούτιν να το διεκδικήσει μετά ω ορθόδοξο. Και εγώ έτσι να κάνω και μια ασφίνα, γιατί είναι και πρόβαση. Αυτό είχε συζητηθεί και από την εποχή του αλεξίου, όταν ήταν πατριάρχη Ρωσία ο Αλέξιο. Ωραία. Εγώ να πω από τη μεριά μου, επειδή. Ε, τον Πούτιν, δεν ξέρω, μέχρι πριν μερικού μήνε τον είχαν ετοιμό τι έχει καρκίνο, ποδάγρα <laughs> <laughs> και δεν ξέρω εγώ τι. Ωραία. Ο, για άρρωστο τους λεντένια χαρά δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος κάτι. Ότι ο Πούτιν, αν δει κάποιος α, τον ήλιο του, ο ήλιος του Πούτιν ήσων αρισχαντές. Δηλαδή... Καλύτερα τα φέρνεις με το διάλογο, μπορεί να δείξει και λίγο Ήκτώ, ας πούμε. Αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να δείξει Ήκτώ. Πολύ δεν περισσότερο είναι ο κλασικός αντιπρόσωπος της ρώσικης κουλτούρας. Και όταν λέμε ρώσικη, μιλάμε για Ρώσους. Δεν μιλάμε για Γεωργιανούς, Ουκρανούς, Μπλιάτ και αυτούς. Όλοι γιατί να μην... Ο Πούτιν έχει το οροσκόπιο κατεξοχή, του κατεξοχήν ανθρώπου που όσο τον στριμώχνει τόσο πιο επικίνδυνο γίνεται. Έτσι, μπράβο. Και α μην ξεχνάμε ότι έχει και το, η Σελήνη στη δεύτερη μοίρα των διδήμων που θεωρείται και η μοίρα τη υπέρτατη ισχύω. Για να επικαλεστώ λίγο και την κλασική για να μην ξεφύγουμε τελείω. Άρα, αυτό που έχει ετοιμάσει ο Πούτιν και που το έχω γράψει και στο Αστρολογι, είπα ότι το 2016 η Ελλάδα θα κάνει α, στροφή προς τη Ρωσία και δυστυχώς για κάποιους επειδή αν δεν με χλεβάσουν αρχίζω και αποκτάω έχω θέμα, πούμε, σαν τον Μπρεζάκη θέλω λίγο να με χλεβάσεις ε, όταν λέγαμε ότι ο Τσίπρας δεν είναι αυτό που φαίνεται παιδιά, εντάξει οκ okay, μας τονώνει λίγο το εθνικό συνέστημα αλλά μην τρελαίνεστε, μας βρίζανε. Όταν λέγαμε ότι η Γερμανία θα φάει μεγάλη φρίκη οικονομική, τα ίδια. Όταν τα λέγαμε για την Τουρκία ότι θα έχει πρόβλημα με τον Πούτιν, τα ίδια. Τώρα σας λέω από αυτό εδώ το βήμα ότι η Ελλάδα στην επόμενη διετία αλλάζει, συγγνώμη για την έκφραση, αλλάζει τα βατζή. Συνεχίστε τώρα. Ε, Γιάννη, τελείωσε ε, γιατί σου πήρα την μπάλα. Αν αλλάξει η Νταβάτζη, θα είναι μόνο για δύο χρόνια. Όχι, είπα 16-18 κάνει την αλλαγή. Για μετά. Έχω άποψη. Μάλιστα. Έχω άποψη. Λοιπόν, μακάρι να ήταν τόσο αισιόδοξα τα πράγματα, ε, όχι ότι είναι απεσιόδοξα. Ε, πρώτα απ' όλα να πω ένα σύντομο ιστορικό. Οι σχέσει ε, τη Ελλάδα με τη Ρωσία ε, διακρίνονται από μια κατεμιά έτσι θα την πω. Γιατί κάθε φορά ιστορικά, από την ώρα που δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτο, κάθε φορά που η Ελλάδα έπαιρνε θέση περί κατά έκανε λάθος, δηλαδή οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρωσία έχουν αυτό το χαρακτηριστικό ε, Μακάρι λοιπόν να εξελιχτούν όλα, πως θα λες ναι, Ας μην τώρα ξεχνάμε ότι η Ρωσία έχει αλλάξει χαρτί, δεν είναι εσύ δει, είναι... Ναι, ναι, ναι, και εγώ μιλάω και για την τζαρική Ρωσία, πάω, πάω πίσω, είναι... υπάρχουν μνήμε εδώ, υπάρχει έτσι, κάτι το αρχιτυπικό με το οποίο να παράγεται. Συγγνώμη να πω κάτι, έχει αλλάξει χάρτη, αλλά ο ένα χάρτη συσχετίζεται πολύ με τον άλλον, έτσι. Ναι, σωστά σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, οπότε στο θέμα αυτό τη καρδιά πρέπει κάτι κάπω να το διαχειριστούμε, γιατί μπορεί να την ξαναπούμε μπροστά μα. Σε τι συνίσταται αυτή η καρδιά, κάθε φορά που οι Ρώσοι κέρδιζαν, εμεί είμαστε εναντίον του. Και κάθε φορά που οι Ρώσοι έχαναν, εμεί είμαστε υπέρ του. Ε, αυτή λοιπόν η καρδιά πρέπει να σπάσει και δεν ξέρω αν αυτή τη φορά θα καταφέρουμε. Ωστόσο το μοντέλο που περιέγραψε πριν. Εγώ βάζω μέσα και μια πιο δίκαιη μοιρασιά, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι οι Ρώσοι μπορούν να πάρουν κάποια δικαιώματα στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι σε εποχή ανάλογη μεγάλη εκατέρνηση. Το είχαμε πει και την άλλη φορά αυτό. Mm -hmm. ε, και θα κερδίσει όσα μπορεί να κερδίσει. Μάλιστα, στο χάρτη του 90 έχει τώρα ήλιο δία σύνοδο σε πρόοδο. Ε, ό,τι θέλει παίρνει. Ωστόσο, η μοιρασιά εδώ στην Ελλάδα θα γίνει με του Αμερικάνου. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση και είναι το, ένα παιχνίδι win-win και για του δύο. Εμείς τώρα, εμείς υποτελείς είμαστε έτσι κι αλλιώς, δε Δεν θα αλλάξουμε τα βατζί θα προσθέσουμε τα βατζί Να, εγώ εδώ εντάξει έχω λίγο τις ενστάσεις μου επί του θέματος Διότι τους Αμερικάνους Συμφέρει. δεν τους βλέπω καθόλου Συμβαίνει. Δηλαδή οι Αμερικάνοι ε. δεν υπάρχουν στο χάρτη ε, Επίσης ε, αν ανατρέξει κανείς λίγο στο Astrology και ανατρέξει και λίγο και στις παλαιότερες έτσι εκπομπές που έχουμε κάνει για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά γιατί μας λένε ότι κάνουμε πλάκα α, είχαμε γράψει ότι η Ρωσία θα πάρει βάση στην Ελλάδα η Ρωσία, η Ρωσία ήδη έχει μόνιμα κυροβόλιο το επόμενο βήμα είναι να πάρει βάση και ξέρω και το νησί μου θα το πάρει. Αυτό βέβαια δεν μου το πω γέροντας. Ξέρετε, είναι λίγο ε, αστρολογική μελέτη. Αλλά επειδή δεν θέλω να τα δώσω όλα στον αέρα, σιγά σιγά θα παίρνουν μισά δάκια γιατί μερικοί δεν αντέχουν και υπάρχει πρόβλημα. Ε, εσύ πιστεύεις Γιάννη, ότι ο Πούτιν για τη Ρωσία, τώρα πρόσεξε ερώτηση προβοκατόρικη. Είναι άνθρωπο του πεπρωμένου. Αυτή τη στιγμή ο Πούτιν είναι η Ρωσία. Όπω έλεγε ο Λιθουαβίκο, Μετά τη σεμού. Μετά ναι, τη σεμού, ε, βέβαια, Έχει και τον, τον άλλο τον Δόλιο, τον Παρθένο εκεί, το Μετβέντεφ. Που τον έχει. Γενικά ο Πούτιν έχει με του Παρθένου, έχει μια δυναμία. Το θυμάμαι αυτό και από τον Καραμαλί, το δικό μα εδώ. Του συμπαθεί πάρα πολύ. Κάτι, κάτι παίζει περίεργο. Ε, Μπορεί να θέλει να του πάρει την Παρθενιά. Όχι, αυτό είναι. Αφού του αρέσουν οι Παρθένε. Ε, οι παρθένοι. Αυτό είναι χαζό χιούμορ. Παιδιά, λίγο είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Χιούμορ με το ζώδιο. Φυσικά και είναι άνθρωπος που για τον κόσμο, όχι για τη Ρωσία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Είναι το αντίπαλο δέος αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ο Πούτιν και οι άλλοι. Έτσι, μπράβο. Κωστή... Έχει, ξέ, ε, εγώ βλέπω το χάρτη τη Ρωσία τώρα. Περίμενε τώρα γιατί εδώ εγείρεται ένα άλλο θέμα. Ποιο έγειρε, ήρθε ένα μήνυμα και του τόσε να το Εγύρε, διαβάσει μήνυμα, από ακροατή Θα το διαβάσω από τον αέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που έχει γίνει και διαδραστικό το άθλημα. Απλά σε ενημερώνω, πηδήστε ναι. στο δικό μου το ναι. τηλέφωνο Βάζε. ο άνθρωπο που ναι. το έστειλε. Ναι. Ναι γνωρίζει πράγματα για αυτά που συζητάτε Ωραία. στη φάση αυτή που είμαστε τώρα. Ε, ναι. Και προσωπήρωσή ε, σου το λέει. Ε, ε, το μήνυμα... Γιατί μου ζησε, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό. Αυτό στείλαν το SMS για τη Σταύρωση του Χριστού, ρε. Πάρε ναι, Ορίστε κύριε. <σχει> κύριε, διάβασε το μόνο. <σχει> <σχει> λοιπόν, Γιώργο πες στον Κάρλο ότι έχει δίκιο την Τετάρτη που μας πέρασε ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος για την ενεργοποίηση παραλαβής υλικού για τους s Ευχαριστώ πολύ. Τα τη λοιπόν, είχαμε πει ότι για την αμυντική συμφωνία που θα γινοταν ελλαδα Ρωσία, ε, και δεν αποκλείεται μέσα στη συγκεκριμένη διετία η Ελλάδα να αφήσει και τον ΝΑΤΟ. Πάμε να περάξουμε την πρώτη είδηση. Συνέχισε εσύ. Ε, εγώ τώρα βλέπω ότι ο χάρτης Ρωσίας που έχω στα χέρια μου, ο κυβερνήτης του Βεκάτου είναι ο Ποσειδώνας Γνώσταν εγώ και τον φλερτάριο Πλούτονας πολύ στενά μέσα στο 2016. Δηλαδή αποκλείεται να μην παίξει ένα ρόλο η Ρωσία λίγο κάπως ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει το παιχνίδι της δύση. Ίσως με τους ίσως με την Τουρκία, δεν ξέρω τι. Ε, για μένα πάντως όπως έχω δει τη Ρωσία, γενικά δεν στέκει καλά η οικονομία. Τα γεωπολιτικά καλά τα πάει. Ε, έχει πολύ μπερδεμένο στο νεκτοϊκό και πέρα το ΑΕΠ, νομίζω ότι όλο φεύγει προς τα έξω το χρήμα των Ρώσων. Απ' την άλλη βλέπω τον Πούτιν γενικότερα ο χρόνο του σε τετράγωνο ακριβίας με τον Ποσιντόνα τον κυβερνή του Δεκάτου. Έτσι ζυγό εγώ καιρό παίζουνε. Και αυτό που θέλω απλά να συμπληρώσω στο φίλο το Γιώργο είναι ότι ο Πούτιν ναι, δεν ασχολείται με το Τζούντο αλλά με το Αϊκίντο. Είναι πιο καλλιτεχνικό, είναι σαν χορό. Ε, γιατί έχει και πλάνητο στο ζυγό ε, το εκείνο είναι πολύ σκληρό στα οστά και έχει ένα κρόνο τετράγωνο ουρανό οπότε τον διευκολύνει και να τα σπάει λίγο Είναι γκραντμάστερ σε αυτή την τεχνική είναι ο Στιβεν να ναι. σε έχει κάθε φα... δερμία έχει 7-6 αρθρώες 8 <laughs> Πάμε ένα μουσικοδιαλματάκι Είναι αφιερώμενο σε δίκους μου ανθρώπους στη Σπάρτη Fool φύγει οπότε δεν φεύγει κανείς. Άλλε δωδεκάτεσρα το full του αστρο κάθε Σάββατο 8. Uno, dos, one, two, three, Φάραο 1966 είναι το κομμάτι και ακόμα παίζεται και ακόμα ε, κινείται κανεί και του φτιάχνει τη διάθεση και χορεύει. Τώρα, πού να ακούσει τώρα τέτοια κομμάτια δεν υπάρχουν αυτά, λοιπόν. Εδώ είμαστε αρπέντο14.00. Μια long version τη εκπομπή των το Full του Άστρου, είναι η τελευταία εκπομπή του 2015 με τον κύριο Καρχάι Και θα επανέλθει στα μικρόφωνα εδώ του σταθμού στι 9 του μηνό Ιανουαρίου. Του 16 δηλαδή σε ένα χρόνο από σήμερα Και βεβαίως όποιος δεν έρθει τη Δευτέρα το βράδυ ε, Που είναι και μεγαλύτερη νύχτα είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο Από την τρίτη αρχής η μέρα να μεγαλώνει κατά ένα λεπτό Στο Love Vibe στην πλατεία Αγίας Ειρηνής Μετά τις 6 ώρα να μας δει, να τον δούμε να δούμε τι γίνεται θα κλείσουμε το σταθμό και θα πάθετε στερητικά σύνδρομα. Αυτό, δηλαδή, είναι δεδόμενο. Κύριε Ότιγκερ. Επιστρέψαμε. Σήμερα, όπως είπαμε, έχω τη χαρά και την τιμή να έχω το Θανάης, στο Ματσότα, το Γιάννη, το Ριζόπουλο, το Γιώργο, το βασιλάκο, αλλά και το φίλο, τον το κονδύλι για να πούμε κάποια πράγματα. Δεν είναι απαραίτητο να συνταυτίζονται οι άποψεις μας. Αντίθετα, είναι ωραίο να υπάρχει μια. Έτσι, Αυτά τα δημοκρατικά μήνες. τα μάθε στο ΣΥΡΙΖΑ ε, Όχι <laughs> στο Άλδο <laughs> λοιπόν. Έτσι να προσέχεις Έχεις ανθρώπους δίπλα στους Και γνώστες ε, Οπότε συνεχίζουμε Πού είχαμε μείνει Είχαμε μείνει στο Πούτιν. Είχαμε μείνει στο διάλειμμα Ότι κοιτάζαμε το οροσκόπιο του Κιμ Α, ναι. Ναι. Που έχει ήλιο τετράγωνο ουρανό ουρανός Τα παρορμητικά θα πω... το πιάσει ο ουρανός Και ο Πλούτονας και θα πατήσει το κουμπί Να πω μια παρατήρηση όχι άλλο τσίπρα Απαγορεύεται μέχρι να τελειώσει η κουμπί <laughs> το, το παλιγαράκι <laughs> αυτό Έχει ήλιο στι 16 του Εγώ καιρού Και άρρη Στις 22η μοίρα του Ιδροχώου ε, Είπαμε η 22η μοίρα υδροχωου είναι η μοίρα της τολεφωνίας Που ειναι η μοιρα τη τολεφωνιας που εχουμε πει αυτά ε, προχτές έδειξε μια ομάδα αξιωματικού που του είχε πάρει ο ύπνος Αγνοεί τη τύχη τους από mm -hmm. Ούτε την Νικολούλη τους έχει βρει Προφανώς ούτε και ο, ο, ο χάροντα. Οπότε πάμε λίγο να δούμε ε, Τι θα μπορούσαμε σε εθερός Αυτό λέω μόνο Έλεγε το Φόρουμ όχι εγώ ε, Εσύ δεν το λες <laughs> Έχω πάρα παγκορεύσει αυτό ακόμα Θεούς και τέτοια, δεν ξέρετε. Οι, οι μη θεούς, Λοιπόν, κάνουμε και λίγο πλακίτσα, διότι δεν θα ήταν ωραίο να ήμασταν πέντε δυσκύλοι εδώ και να λέγαμε τα δικά μας. Ε, πάμε λίγο να δούμε τα σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι λίγο οικονομικό, γιατί τον ενδιαφέρει τον κόσμο. Ε, να ξεκινήσουμε με τον Κώστα που είναι και λίγο πιο, αλλά και τον Γιώργο βέβαια ε, αν ειμα. έχει άποψη που είναι και το γνωσιακό του έτσι αντικείμενο πιο κοντά Εδώ Εγώ θα τους πω, εντάξει, οκ. Κωστη, κάτσε να βρω το χάρι του ευρώ γιατί δεν παίζει τραγούδι. Μπράβο. Yeah, uh... yeah, περίμενε, περίμενε. Βάλε για το Πρώτο 99. Ευχαριστούμε. Κάθε Σάββατο βράδυ έχουμε πει: Full του άστρου ακούμε. Τελευταία εκπομπή τη χρονιά σήμερα 2015 φεύγει αισίω με πάρα πολύ πίεση όπω έχουμε αντιληφθεί όλοι. Και οι κύριοι εδώ προσπαθούν να μα πούνε, και τώρα στο τελευταίο μισάωρο πρέπει να βάλουν τα δυνατά του να μα πούνε και να ρισκάρουν προβλέψει το δυνατόν για το 2016. Καρχά, η στο μικρόφωνο και η πολύ δυνατή παρέα του σήμερα. Λοιπόν, Κοστή, το βρήκαμε το χάρτη. Το βρήκαμε το χάρτι ευρώ. Σ, τώρα ξεκινάμε να λέμε λίγο yeah. για το ευρώ. Ωραία. Το ευρώ, λοιπόν, πρώτη πρώτη 99. Έτσι, είναι ένα νόμισμα τη παγκοσμιοποίηση. Ο ήλιο του 10 μήρε είναι στο μεσοδιάστημα πλούτων ουρανού. Έχει παιχτεί ένα παιχνίδι στο όλο παγκόσμιο στερεό με το τραγωνοπλούτων ουρανού, που είναι από το 12. Το, 11, το καλοκαίρι, μέχρι και το 16 την Άνοιξη, δείχνει ότι έχει δεχτεί τι ισχυρέ πιέσει. Θα δεχτεί πάλι και με τι εκλήψει, νομίζω ότι του Μάρτη, mm -hmm. 9 και 23 Μάρτη είναι οι εκλήψει, θα δεχτεί πάλι πιέσει, δηλαδή μάλλον στι ισοτιμίε. Απ' την άλλη, ο χάρτη τη Αμερική δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο να παίξει, άλλο από το να κρατήσει το δολάριό τη όσο μπορεί στι με το ευρώ. Απ' την άλλη, ο παγκόσμιο αυτό πόλεμο τριών νομισμάτων, κυρίω των τριών. Ε, έχει υποστεί, είπαμε, πολλές υποτιμήσεις και το Γουάν Αλλά έχει συμπεριληφθεί ε, από ότι έμαθα στο δούνου του πια στο... Με, με από τι 11 Νοεμβρίου 11 Νοεμβρίου, μάλιστα Για μένα είναι πράγματα τα οποία θα οδηγήσουν χρηματιστηριακές πτώσεις στο τετράγωνο χρόνο, υπός εδώ να το έχουμε όλο το Γενάρη, αρχές Βλεβάρη Και πάλι επαναλαμβάνεται ενδέκατη μοίρα, αν θυμάμαι, Ιούνιο έτσι, και έτσι, Ιούλιο, έτσι Ιούλιο ε, το, ε, η ενδέκατη μοίρα εκεί πιάνει, ε, εντάξει, με τον ήλιο του ευρώ θα παίξει οπότε θα ενεργοποιηθεί και αυτό το μεσοδιάστημα που έχει με το, το τεράγωνο ουρανό πλουτώνα που είναι ανάμεσα ο ήλιος. Νομίζω δηλαδή ότι η κρίση παγκόσμια και το αν στέκεται το ευρώ ή όχι που στέκεται με διάφορους τρόπους, το κάνουν να στέκεται, ε, ακόμα δεν είμαστε το τέλος, ε, θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια η κρίση Άλλωστε, κατά τον Κοντράριο, όπω είχα να λε στην προηγούμενη εκπομπή σου, είμαστε σε ένα μακρόχρονο κύκλο ύφεση. Που έρχεται η ανάπτυξη, εννοείται, φεύγει από τη Δύση, έρχεται σε ύφεση και έρχεται η ανάπτυξη στην Ανατολή, η Κίνα η Κίνα γενικότερα, αλλά και αυτή ενώ κατασκεύαζε προϊόντα τη Δύση, πήγε να κατασκευάσει προϊόντα δικά τη και σύγχρονες τεχνολογία και αρχίζει και εκεί και γίνονται υποτιμήσει και διάφορα. Ανησυχώ ιδιαίτερα αυτό το παιχνίδι. Έτσι, του τετραγώνου ουρανού πλούτου να που για μένα και το 16 θα παίξει, μέχρι και την άνοιξη τουλάχιστον, αλλά και του χρόνου Ποσειδώνα, πώ θα οδηγήσουν τα πράγματα στο παγκόσμιο ιστορέωμα που φοβάμαι με γίνει κάτι παγκόσμιο σκηνικό άλλο. Mm -hmm. Γιατί η ιστορία έχει αποδείξει και ο πρώτο και ο δεύτερο γίνανε από παγκόσμιες κρίσει οικονομικέ. Ταυτόχρονα είπαμε, όταν δημιουργείται μία ανισορροπία κατά το φαινόμενο τη χαοτική κατάσταση που έχει φτιαχτεί. Και στο οικονομικό στερεώμα, εκτό στο πολιτισμικό, πολιτικό, θεσμού και τα λοιπά και το θέσον ανατολή Δύσης, φοβάμαι ότι θα φτιαχτούν άλλα φράκταλια στα οποία θα μα δώσουν γενικότερα κατάστάσει, οι οποίε είναι ανεξέλλεται στο παγκόσμιο σκηνικό. Δηλαδή φοβάμαι ότι η κρίση οικονομική δεν έχει τελειώσει. Οπότε και από εκεί, εξαρτάται και το πώ θα πάει η Ελλάδα, αλλά κυρίω για να μην οδηγηθούμε σε παγκόσμια καταστάσει άσκημα. Για είναι η γνώμη σε εσά. Ουσιαστικά είμαι στην ίδια κατεύθυνση με τον Κώστα. Ε, θα χρησιμοποιήσω όμω τον κύκλο του Διακρόνου, το συνοδικό κύκλο Διακρόνου. Ο, αυτός που διανύουμε είναι του 2000 που έγινε μια σύνοδος στον Ταβρό, τη οποία έχουμε πρόσφατο ιστορικό παράδειγμα. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια ομοιότητα αλλά και μια διαφορά ταυτόχρονα. Δηλαδή, η προηγούμενη σύνοδος του Διακρόνου στον Ταβρό έγινε το 1940. Και καταλαβαίνετε όλοι ότι τα πρώτα χρόνια ήταν χρόνια να για την, για την διεθνή οικονομία συνολικά Και αυτό βέβαια ακολουθήθηκε από μια ανάπτυξη Στη συγκεκριμένη φάση η πορεία είναι ανάποδα Δηλαδή είχαμε μια, μια ανάπτυξη μέχρι το 2008 Και από εκεί και πέρα μέχρι να κλείσει ο κύκλος έχουμε πτώσει Δεν έχει σημασία Δεν έχει δεν έχει σημασία αυτό, ναι. ε, εμείς βλέπουμε τα, τα αστρολογικά σημάδια ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μέχρι το 20 η πορεία να, να είναι πτωτική, συμφωνούμε δηλαδή σε αυτό ε, Τώρα, πού θα οδηγήσει όλο αυτό, έτσι, γιατί εγώ θέλω να βλέπω και λίγο πιο μακριά Όσον αφορά την οικονομία, ε, επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο Και όταν λέω περίοδο, ενώ πάει αρκετά χρόνια, όχι Δεν μιλάω ούτε για του χρόνου, ούτε για μετά από 2-3 χρόνια έτσι, Ούτε για μετά από 5 ίσως Όπου θα αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα παγκοσμίω. Ακόμα και ο τρόπος συναλλαγής δηλαδή έτσι. Ε, Αυτό είναι το ένα ε, Από εκεί και ύστερα Το Το ζητούμενο είναι Σε σχέση με την Ελλάδα Τι ρόλο παίζει Που βρίσκεται σε αυτήν την ιστορία ε, Έχει το ρόλο του παρεία Όπως τον έχει συνήθως Δηλαδή εμείς είμαστε Αγόμαστε και φερόμαστε Από τις εξελίξεις Δεν, δεν ε, παίζει ζήτημα να κάνουμε κάτι από μόνοι μας έτσι. Αυτό είναι, είναι σαφέ. Νομίζω ότι το έδρε και εσύ. Το είδα, αλλά ξέρει κάτι ότι η Ελλάδα εξαρτάται από ένα σύστημα του ευρώ. Άρα εξαρτάται και το πώ θα πάει η Ευρώπη. Ήδη άρχισε η Γερμανία πτώση μετά τη Volkswagen. Μετά το οροσκόπιο τη Volkswagen. Θα το δώσω κάποια στιγμή, του 1937. Δηλαδή η εξελίξη δείχνει ότι και η Γερμανία αρχίζει να κατηφορίζει. Που αυτό θα παρασύρει το ευρώ. Ε, ναι, δεν θεωρώ ότι η Γερμανία θα έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Mm. Έτσι. Δηλαδή εντάξει. Έχει Γιατί το... Έχει τον τρόπο ναι, να αντεπεξέλθει να... α πούμε σε όλα αυτά. Ε, το ζήτημα μπαίνει για τη διεθνή οικονομία συνολικά. Σε τι πορεία θα βρεθεί και εντάξει, πέρα από συνωμοσιολογίε τώρα κλπ., ε, ε, εγώ το βλέπω καθαρά στο λογικό. Είμαστε σε μια περίοδο μεταβατική σε σχέση με τον τρόπο που βλέπουμε και, και το ίδιο το χρήμα. Το ενδιαφέρον που θα γίνει μετά τη σύνοδο που θα γίνει του Διακόνου, την επόμενη που θα γίνει στο, στην αρχή του Ιδρωχώρου, μηδεν, μηδενική μοίρα ουσιαστικά, αρχή Διακόνου, δεν θα προλάβουν να πατήσουν το πόδι έχουν μια σύνοδο είναι ότι στη, στο δυτικό πολιτισμό για να μην πω μόνο για δυτική Ευρώπη στο δυτικό πολιτισμό έτσι ο οποίο έχει μια ευαισθησία γενικά στις υδροχοϊκές επιρροές ενώ ότι βρίσκεται σε κρίση θα τεθεί πολύ ουσιαστικά το εξή δίλημα εμείς ακόμα εδώ στην Ελλάδα ή και στη, ακόμα και στην Ανατολή δηλαδή στο, στο Ισλάμ που, λέμε, που λέγαμε πριν τα διάφορα έχουμε ένα ιδεολογικό κάτι δηλαδή πιστεύουμε σε κάτι Άλλο πιστεύει στον Θεό δεν έχει σημασία, άλλο πιστεύει σε μια ιδεολογία, οτιδήποτε έτσι. Αυτό λοιπόν στη Δυτική Ευρώπη τι είναι να εκλείψει. Όλοι πιστεύουν στο χρήμα. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο πάει να περάσει και στη δική μα κοινωνία που δεν θα περάσει σχεδίως, γιατί είναι άλλε καταβολέ. Με βάση λοιπόν αυτό το δεδομένο, επειδή ακριβώ η διεθνή οικονομία θα πέσει, θα ξεπέσει, να το πω απλά, θα προκύψει μια επαναστατική διάθεση, μια κρίση αξιών δηλαδή με όλα τα συνεπακόλουθα στη Δυτική Ευρώπη. Και έχουμε, έχουν να δούν πολλά τα μάτια μας μετά το 20, χωρίς ωστόσο η κατάληξη να είναι αυτή που θα ελπίζαμε. Γιατί κατά τα άλλα είμαστε σε μια φάση παγκοσμιοποίησης, αυτό το πράγμα mm. συνεχίζεται και δεν πρόκειται να, να σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί. Αν θέλετε να ελπίζουμε σε κάτι διαφορετικό, το αφήνω για μετά από 150 χρόνια. Ναι, είναι ένας βιότοπος ο οικονομικός ο οποίος μολύνεται πια. Και δεν ναι. μπορεί να αναπνεύσει κάποια οικονομία, και μικρή ή τα μεγάλη. Ναι, απλά εδώ κάποιοι λένε ότι οι κρίσει δημιουργούνται για να. Ε, είναι μια δικαιολογία, σαν να λέμε, για αυτό που έρχεται. Ε, αυτό το πράγμα θα γίνει πάλι. Όχι, η κρίση είναι φυσική συνέπεια, το να έρθουν. Ναι, Όπω είναι στη ζωή ο θάνατος. Κάποιοι τι χειραγωγούν όμω. Δηλαδή, από την κρίση, από κάθε φαινόμενο, mm -hmm. κάθε μηχανισμό εξουσία βγάζει mm -hmm. αυτά που είναι να βγάλει. Δηλαδή, έχουμε δει στο παρελθόν. Θυμίζω δεκαετία 60 τώρα για να μην μακρηγορούμε, ναι, ναι. όπου υπήρξαν και κινήματα με πλήρε ιδεολογικό περιεχόμενο και πλατφόρμε κλπ. Όλα αυτά λοιπόν, μόλι πέρασε η φούρια δηλαδή μόλι επειδή μου οι επαναστάτε, να λέμε, κουράστηκαν λίγο, όλα αυτά αξιοποιήθηκαν από μηχανισμού εξουσία, από το CIA, από τα κράτη, ναι, από οτιδήποτε, έτσι, με σκοπό τη χειραγώγηση ναι, όλων ναι, αυτών που, που είχαν γίνει και, να, και την κατεύθυνση σε ένα συγκεκριμένο σημείο έτσι. Εντάξει, με θα... ένα πλούτονα στον εγώ καιρό δεν μπορεί να μην κατευθύνουν πια καταστάσεις. Εντάξει, ο πλούτονας παίζει ρόλο, αλλά κυρίως στην αναδιάταξη παγκοσμίων δυνάμεων. Ναι. Νομίζω ότι οι μηχανισμοί εξουσία πάντα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Mm -hmm. δεν, δεν μπαίνει θέμα. Mm -hmm. Ο είναι στο DNA του, σαν να λέμε. Mm -hmm. Λοιπόν, εγώ να πω λίγο για να βοηθήσω λίγο από τη δική μου οπτική, από την Uranian, ε, να, να πω εγώ πάνω στην παρατήρηση που τελείωσε ο κύριος Ζωβουλό ότι το σύστημα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τι κατά καιρού εξάρσει, κινήματα κ.κ.κ. Και, και, και, και ξέρει και τα χωνεύει. Φάγανε του χήπη για θα είχε καταρρεύσει το σύστημα ως καταναλωτική κοινωνία. Ναι, τους ρίξανε τα ντράγκ για να του ξεφτυλίσουνε. Για να πάνε την κατάσταση εδώ Αυτό είναι έργο μετά το, από τον πόλεμο και μετά Δηλαδή mm. ο κόσμος νομίζει ότι αυτά γίνανε χτες Αυτά είναι προγραμματισμένα από τις αρχές της του 50 Τώρα είναι το φινάλε Για ένα καινούριο κόσμο Έτσι. Ωραία Πάμε να δούμε λίγο Και μια διαφορετική οπτική Η διετία 2016-2017 Αρχής Από τα μέσα Μαρτίου Σε πρώτη φάση και μετά τις 25 Σε δεύτερη φάση είναι πάρα πολύ περίεργη για το ευρώ, μιας και το ο Δίας που είναι και ένας σημειοδότης που είτε από κλασική αστρολογία είτε από Ουράνια σηματοδοτεί το χρήμα ω κυκλοφορία. Mm -hmm. Ωραία. Ε, στο ετήσιο χάρτη έρχεται σε επαφή με τον άξονα κρόνο κανονικό άθμητος που δείχνει ότι τα αποτελέσματα του κύκλου εργασιών του ευρώ δεν θα είναι ικανοποιητικά. Από την άλλη, α, τρομάζει η παρουσία του αιτήσιου, του annual που λέμε Ποσειδώνα, στο γενέθλιο άξονα άρι Κρόνου του ευρώ και υποδεικνύει μια μεγάλη ζημιά το οποίο θα είναι προϊόν μιας δολοπλοκίας ή κερδοσκοπία θα μπορούσαμε να πούμε. Και θεωρώ, με βάση αυτά, ότι ο Απόλλων συναντά τον Ποσειδώνα που αυτό δείχνει ότι θα υπάρχουν μεγάλες αλλαγές και αυτό προσέχτε που το λέω είναι, αρχίζει σε πρώτη φάση από το Μάρτιο στην πραγματικότητα όμως από 25ου, και θα πάει μέχρι και το 17. Ε, ο Απόλλων θα παίξει πάνω στο γενέθλιο Ποσειδώνα είναι. του Ευρώ και δείχνει ότι θα υπάρχει διαφοροποίηση, αλλαγή στα μέλη που απαρτίζουν την Ευρωζώνη ή ακόμα και σχετική υποτίμηση, αφού θα υπάρχει αμφισβήτηση των πρακτικών και των χειρισμών που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει απολέσει το χαρακτήρα τη. Λοιπόν, έχει απολέσει το χαρακτήρα και έχει γίνει στην πραγματικότητα ανοίλα, ένα φερέφωνο του Βολφγάνγκ Σόιμπλε. Είπε... Ζει αυτό. Λοιπόν... Μισό λεπτό, λεπτοκαλ... Γιώργο. Για μιλά, λίγο να σ' ακούσω. Ένα-δύο. Εντάξει. Ωραία. Ε, Γιώργο, κάτι έχει να μα πει, Κάτι που σε βλέπω. Είσαι έτοιμο ο Ναι, ναι. Να. Για πάμε ε. λίγο. <laughs> σε περιμένει το κοινό σου. Ναι, ναι. <laughs> <laughs> Επειδή έχω κάποια θητεία στον κόσμο του... τη διαπλοκή και τη οικονομία. Ε, να πω κάποια πράγματα που πιστεύω ότι είναι η ακριβής αλήθεια ε, Θα βάλω ένα τίτλο Το μόνο που μας φοβίζει είναι μήπως και ξυπνήσετε Να ξεκινήσω λοιπόν και θα καταλήξω σε ένα άτομο το οποίο θα το αναλύσω ε, χημική ανάλυση όπως προηγουμένως Είμαι αρχηγός μιας λέσχης που μαζί με έξι μεγιστάνες τραπεζίτες και πέντε βασιλικές οικογένειες το 1953 σχεδιάσαμε τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ελέγχουμε τα έθνη της Ευρώπης και στο τέλος να τα καταργήσουμε με το να κατασκευάζουμε και να ελέγχουμε τους πολιτικούς σας σε κάθε πολιτικό κόμμα άσχετα από ιδεολογίες. Ελέγχουμε το χρήμα έχοντας βάλει τις κυβερνήσεις να περάσουν νόμους που δίνουν σε εμά αποκλειστικά το δικαίωμα να τυπώνουμε χρήμα. Σχεδόν κάθε κεντρική τράπεζα στον πλανήτη είναι η διοκτησία μας ενώ έχουμε καταφέρει να πιστεύετε πως αυτές ελέγχονται από τις κυβερνήσεις σας τυπώνουμε χαρτιά, χρήμα δηλαδή, αέρα, κοπανιστό και μετά το δανείζουμε σε σας τις επιχειρήσεις σας και τις κυβερνήσεις σας. και παίρνουμε τόκους από το τίποτα ενώ εσείς δουλεύετε για να σας φορολογούν οι κυβερνήσει σας και να τα παίρνουμε εμείς βάζουμε τις κυβερνήσεις να κάνουν πολέμους και μετά δανείζουμε με αέρα κοπανιστό και τις δύο πλευρές, σε κάθε πόλεμο, από την εποχή του Ναπολέοντα. Με αυτό τον τρόπο μαζέψαμε όλο το χρυσό του πλανήτη. Χρηματοδοτούμε κάθε πολιτική οργάνωση και ιδεολογία, αρκεί να μας υπηρετεί διχάζοντας τους λαούς σας, τρέφοντας το φόβο, την αντιπαλότητα, το φανατισμό, το φανατισμό μας, αρκεί να στρέφουμε την προσοχή των ανθρώπων στα προβλήματα και στα συμπτώματα της δράσης μας. Μα αρκεί να μην αποκαλύπτεται το σχέδιο υποδούλωση και κυριαρχία που εφαρμόζουμε. Ελέγχουμε τι αγορέ και έτσι αποφασίζουμε που πάει ο πλούτο. Ελέγχουμε τι τράπεζε και έτσι σα υποδουλώνουμε την πόνοντα αέρα. Ελέγχουμε του σήκου αξιολόγηση, ξέρετε, Φίτσ κλπ. Και λοιπά. έτσι καταστρέφουμε τι χώρε σα και τι επιχειρήσει ενώ δίνουμε αξία στι δικέ μα πολιεθικέ. Ελέγχουμε όλες τις πολυεθνικές του πλανήτη. Ελέγχουμε τις περισσότερες κυβερνήσεις του πλανήτη. Ελέγχουμε όλα σχεδόν τα ε του πλανήτη. Και εσείς πιστεύετε ότι σας λέμε και μας αφήνετε ήσυχου να, να ολοκληρώσουμε τα σχέδιά μας. Ελέγχουμε τους διθνής οργανισμούς από την Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ έως τον ΝΟΗΕ και την UNICEF. Εξαγοράζουμε ή καταστρέφουμε όποιον σταθεί στο δρόμο μας. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να πετύχουμε το στόχο μας και να ανακυρίξουμε το παγκόσμιο νόμισμα, γιατί προς τα εκεί πάει, και την παγκόσμια κυβέρνηση. Και τότε θα είμαστε και φανερά οι αυτοκράτορες του πλανήτη. Το μόνο που μένει είναι να ξεχάσετε τα περιδημοκρατίας, ελευθερίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να συνηθίσετε να είσαστε και φανερά οι σκλάβοι μας. Θα το πετύχουμε αφού καταφέραμε να σας κάνουμε μέχρι τώρα να πιστεύετε πως είχατε δημοκρατία και πως ήσασταν ελεύθεροι. Θα το πετύχουμε αφού εθιστήκατε και γίνατε δέσμοι της ύλη και του πλούτου που εμείς πλέον ελέγχουμε. Θα το πετύχουμε αφού ο πλούτος του λαού σας, της χώρας σας, περνά στα δικά μας χέρια αφού μας χρωστάτε και δεν θα μπορέσετε να ξεχρεώσετε ποτέ. Θα το πετύχουμε αφού εσείς πληρώνετε για να σας εξοντώνουμε με νόμους που εμείς περνάμε. «Και με στρατούς και ένοπλες δυνάμεις καταστολής που δεν θα σας αφήσουν να σηκώσετε κεφάλι». «Θα το πετύχουμε αφού η τροφή σας και το νερό σας σε λίγο καιρό θα βρίσκεται υπό το δικό μας απόλυτο έλεγχο». «Θα το πετύχουμε αφού δίχως εμάς δεν θα μπορείτε να επιβιώσετε». «Ήρθε η ώρα να συστηθούμε. Γεια σας, είμαι ο Λόρδος Ιάκωβος Ρότσιλντ». «Το μόνο που μα φοβίζει είναι μήπω και ξυπνήσετε». Μήπω και παρατήσετε το παιχνίδι που σας βάλαμε να παίξετε. Μη τυχόν και αποφασίσετε να πάψετε να αναγνωρίζετε το χρήμα μας, τις κυβερνήσεις μας, τα κόμματα και τις ιδεολογίες που σας πλασάραμε. Μη τυχόν και πάρετε τη ζωή σας στα δικά σας χέρια. Αυτό όμως είναι σχεδόν αδύνατο. Ε, ε, με το, το, το, το Θανάστο Ματσότα κάναμε μια πλάκα ότι σήμερα το παιχνίδι είναι στημένο στην παράγκα του Καρλ. Εγώ θα αποκαλύψω μια παράγκα διεθνή που είναι του κόσμου όλου και είναι πραγματική παράγκα.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 να συνεχίσουμε ε, αναφερθήκαμε λοιπόν στο λόρδο Ιάκοβο Ρότσιλτ. ε τον οποίο τον θεωρώ τον ουσιαστικό διαχρονικό νικητή των εξελίξεων στην Ελλάδα και διεθνώς ε, για όσους δεν τον ξέρουν είναι ιδιοκτήτης τράπεζας Ελλάδος ιδιοκτήτης εθνικής ιδιοκτήτης και δεν ξέρω εγώ πόσων τραπεζών και οργανισμών σε όλο τον κόσμο όλων των κεντρικών τραπεζών της Fed της ε, τράπετης ε, Εκτ Της Κέρκυρας Ναι υπάρχει, υπάρχει και τέτοια Αφού οι, μόνες, οι, μόνες, οι μόνες κεντρικές τράπεζες Που δεν είναι δικές του Είναι της Συρίας Του Ιράν Ήταν της Λιβύης Καθαρίσαν τον Καντάφη ε, Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί Δεν τυχαίο α πούμε τα, τα χτυπήματα που γίνονται ε, και θα ήθελα να το δούμε λίγο αστρολογικά ποιο είναι. Έχει λοιπόν μια σύνοδο ήλιου ουρανού στον Ταύρο, σε τρίγωνο με τον βόρειο δεσμό τη Σελήνη στον Εγόκερο. Αυτά δείχνουν μια ανατρεπτική προσωπικότητα, ουρανός... ένα κεντρικό και απρόβλεπτο εγώ που θέλει να κατέχει, Ταύρο δηλαδή. Είναι αυθεντικό, συχνά ψυχρό και ορθολογιστή. Πίσω από κάθε πράξη κρύβεται η επιθυμία για το διαφορετικό. Το αρέσουν τα πειράματα και για χάρη ελευθερίας του καταργεί τι διαχωριστικές γραμμές. Μπορεί να είναι και οι κόκκινες. Ο νότιος δεσμός στον καρκίνο δηλώνει την τάση να βλέπει τη ζωή του μέσα από σύννεφα, κάνοντας δεκτό μόνο ό,τι του αρέσει και με την απόλυτη πεποίθηση ότι τα άλλα δεν υπάρχουν. Φέρεται σαν ένα μικρό παιδί και έχει μια ψυχοσύνθεση με τάσης από την πραγματικότητα και τι ευθύνε από καπρίτσια και κυκλοθυμισμό. Ο βόρειο δεσμό στον εγώ καιρο έχει σαν στόχο την επίτευξη τη οριμότητα, τη απόκτηση ιδανικών και την ανάληψη ευθύνη. Συνήθω σε αντρικά οροσκόπια, κάποιο επιλέγει εργασία στο δημόσιο, αναζητά δηλαδή την προστασία του κράτου για το βάρο τη ευθύνη, δηλαδή καρκίνο και σελήνη. Έχοντα όμω κοινωνική θέση και εξουσία, ΕΓΟΕΡΟ και ΚΡΟΝΟΣ. Το εν λόγω άτομο έχει επιδιώξει από τη θέση του τραπεζίτη, δηλαδή ΕΓΟΕΡΟ. Ακριβώς αυτό, την προστασία του κράτους, καρκίνος δηλαδή, για τις δικές του ευθύνε, δηλαδή τα κέρδη δικά του και ζημιέ ζημιές στα κράτη. Ο κρόνος του κάνει τρίγωνο με τον Πλούτονα και δείχνει μεγάλη αντοχή, δίνει τον εμπειρογνώμονα, πειθαρχία κρόνου και βάθος Πλούτονα, το άτομο που επιδρά καταλητικά στους άλλους και πολλές φορές νιώθει χαρά με τον πόνο των άλλων γιατί νιώθει πως δεν είναι μόνο αυτός δυστυχισμένος. Τα μεσοδιαστήματα Κρόνου Πλούτονα και Ερμή Άρη είναι στην 23η μοίρα του Ταύρου και απέναντι από την πύλη 23 Σκορπιού της Ελλήνης Εκάτης, στην οποία πραγματοποιούνται όλες οι μεταφυσικές και σκοτεινές πλευρές της Ελλήνης. Δηλώνει τον κύριο ομιλητή σε μια ομάδα ανθρώπων στην οποία ασκεί απόλυτη εξουσία Κρόνος και πλούτονα μαζί και συχνά είναι σκληρός και άτεγκτος. Το μεγάλο τρίγωνο Σελήνης Αφροδίτης και Δία δείχνει μεγάλη εύνοια στα οικονομικά και γενικότερα στην επίτευξη υλικών στόχων. Αυτός ο Δίας εύνοια είναι στην 23η μοίρα τοξότη, δηλαδή στην πύλη του Χίρονα, που συνδέεται με ατυχήματα, τρομακτικά σοκ και πολλές φορές τραγικά γεγονότα. Όταν ο Χίρονας ήταν στις 23 το είχαμε τους δίδυμους πύργους. Αυτός ο Δίας με τη σκιά πέφτει επάνω, δηλαδή είναι σαν να κάνει με σύνοδο, ευνοεί το βόρειο δεσμό ως άνω, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το μεσοδιάστημα ήλιου Πλούτονα σε τετράγωνο με τον Κρόνο δηλώνει μια άσπλαχνη και χωρίς ήκτο συμπεριφορά κατά Έμπερτιν. Το μεσοδιάστημα Άρη Πλούτονα ενεργοποιείται με αντίθεση από το Δία. Στην 23η μοίρα το Ξότη που αναφέραμε παραπάνω και δηλώνει επίγνωση στόχων και σκοπών, οργανωτική ικανότητα αλλά και επικίνδυνες νομικές εμπλοκές είτε μέσα από βία ατυχήματα είτε από την εκμετάλλευση της αφέλειας των άλλων. Το μεσοδιάστημα Άρης Κρόνο, 19 προς 20 μοίρα κρυού απέναντι από την πύλη του Κρόνου στην 20η Ζυγού. Πραενεργοποιήθηκε από το Διελάβροντα Ουρανό, που σημαίνει μια πολύ δυνατή δοκιμασία νεύρων, μια ξαφνική ασθένεια, ατύχημα, χωρισμό ή κίνδυνο για τη ζωή κάποιου. Αυτή θα επαναληφθεί Μάρτιο-Απρίλιο 16. Ο Ερμήστου εμπόριο, λόγο σκέψη, στην 27η μοίρα του Ταύρου, δηλαδή στην αντικλίδα τη πύλη τη 27η Σκορπιού, που είναι πύλη μαγεία που κατοικούν τα μεγάλα μπουμπούκια του Σκορπιού τα καλύτερα παιδιά τα αγγελούδια του Σκορπιού δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω η αντικλίδα σημαίνει απαγόρευση ο Ποσειδώνας στην 14η και κάτι μοίρα παρθένου είναι στην πύλη του ενορχιστρωτή του δυνατού μεταφυσικού στη θετική και αρνητική του μορφή εδώ θα έλεγα ότι χρησιμοποιεί αρνητικά ο Πλούτωνας στην 26η καρκίνου είναι στην αντικλίδα της πύλης του Άρη που είναι απέναντι στον εγώ στην πύλη της βίας και σημαίνει αδίστακτη εξουσία. Η πύλη αυτή είναι πολύ βαριά για καρμικά ζητήματα. Δείχνει παρελθόν βίας και επιθετικές ενέργειες. Δείχνει αυτόν που πατάει επιπτωμάτων για να πετύχει τους στόχους του. Κατά τον Καρέλη άτομα σε αυτή την πύλη Μπορεί να έχουν λάβει μέρος σε γενοκτονίες, μετακινήσεις πληθυσμών και γενικά να άσκησαν εξουσία, εγώ καιρο, με δία, άρης ή να απέκτησαν εξουσία με τη βία. Η παρουσία του πλούτου στη λεγόμενη αντικλίδα δηλώνει κακή χρήση της ενέργειας της πύλη σε προηγούμενη ζωή και εδώ υπάρχει απαγόρευση. Δεν έχω να προσθέσω άλλο. Ωραία. Ήταν εξαιρετικά αυτά που μας uh, είπες. Uh, πάμε λίγο να δούμε τώρα τι έχει να γίνει με το ευρώ, γιατί και αυτό είναι το ζητούμενο και γενικότερα με την οικονομία. Uh, επειδή είναι και λίγο τραφηγμένη ώρα αρκετά, να μην ταλαιπωρήσουμε ούτε τους ακροατές. Καταρχήν, να απαντήσω σε δύο uh, ερωτήσεις, παύλα διαπιστώσεις. Ε, υπάρχει μία που λέει α, α, ότι τον κύριο Βασιλάκο δεν θα του ξανακαλέσουμε επειδή προκάλεσε με αυτά που είπε. Στον Αλβέντο έρχονται άποτες. Εδώ δεν είναι. Σε δεν είναι υπάρχει. Ίντερνετ, είναι λοιπόν, α, τώρα όσον αφορά για την πρόβλεψη, α, για το ευρώ τα είπαμε η επόμενη διετία, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι καταλητική και θα έχουμε προσθέσεις και κατά τη γνώμη μου μελών. Αυτό κρατήστε το, θα το δούμε στη συνέχεια ή μάλλον σε κάποια άλλη εκπομπή, το πώ και το γιατί. Ε, Θανάς, έχεις να πεις κάτι εσύ για το Ευρώ που είσαι και ας πούμε. Νομίζω ότι το Ευρώ θα έχει σοβαρό πρόβλημα, αλλά το, ε, ε, δεν έχουν λήξει τα θέματα. Καταρχήν, το Ευρώ είναι ένα νόμισμα το οποίο είναι εικονικό. Δεν το κόβει κράτος Το κόβει η κεντρική τράπεζα Πλασματικό ε, υπάρχουν τα, ε, Θα αναφερθώ και στη, όχι μόνο στο ευρώ Και στην παγκόσμια οικονομία Και στην αμερικανική οικονομία Έχουμε το, το σχηματισμό διακρόνου Ποσηδόνα που θα παίξει αρκετές φορές φέτος Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο Με κρίσεις χρηματιστηριακές ε, Πιστεύω ότι έχει να κάνει Και με τα εικονικά νομίσματα Bitcoins και τα λοιπά Τα οποία επανέρχονται Επίση, η, η διάβαση του Ερμή που αναφέρθηκα πριν πάλι σχετίζεται με τα χρηματιστήρια. Έχει να κάνει ο, ο Ερμή, πάει σε επιβράδυνση εκεί και αυτό έχει να κάνει με χρηματιστηριακές πτώσει ιστορικά. Μπορούμε να το δούμε και από την εξωαστρολογική πλευρά. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή την παγκόσμια οικονομία ε, ε, ε, με δύο θέματα. Το ένα είναι. Ότι η Fed πάει σε πολιτική υψηλών επιτοκίων που σημαίνει χαμηλά χρηματιστήρια και επίσης δεν υπάρχει ζήτηση πρώτων υλών στη βιομηχανία που επίσης φρενάρει την αγορά. Ε, επίσης προς το 19 έχουμε σημαντικές εκλήψεις που επηρεάζουν την Αμερική. Είναι οι εκλήψεις που σχηματίζονται που, που σχετίζονται με το κράχ του 29 και του δίδυμου πύργους και τη δημιουργία της Αμερικής δεν είναι τόσο σκληρή αυτή η 19 αλλά θα επηρεάσει σημαντικά το Αμερικάνικο χρηματιστήριο έχουμε τον Τζαντάου Τζόνου σε αυτή τη στιγμή στις 17.000 μονάδες να κάνει κούρσα προφανώς επειδή είναι σοβαρός δείκτης για να διώξει τους μικροεπενδυτές Όποιο θέλει να φύγει να κατέβει από το τρένο αλλά τα περιφερειακά δεν θα αντιδράσουν έτσι θα αντιδράσουν απότομα. Το ευρώ. Ε, θα έχει προβλήματα τουλάχιστον μέχρι το 24 και ειδικά 22 εκεί, 24 ε, θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή ε, θεωρώ δύσκολα τα πράγματα. Για τη Γερμανία θα συμφωνήσω με το Γιάννη, δεν είναι καθόλου κακό το τη αυτή τη στιγμή και δεν ήταν και τόσο ιδιαίτερα άσχημο στο μέλλον. Ο Σόιμπλε ανεβαίνει. Εγώ το είχα πει αν δεν το καθαρίσει. Το είχα γράψει στο Facebook. Δεν αν δεν το καθάριζε η Μέρκελ το Σεπτέμβρη, μετά είναι αργά για δάκρυα. Και το βλέπουμε τώρα ότι ανεβαίνει. Ο Δίας να, πέρασε από τον ήλιο, το, το μεσουράνιμά του έχει ψωμί ο ζωής, Άρα, Πάμε λίγο. Ε, Κωστή, εσύ ποια άποψη για το ευρώ. Ότι το ευρώ είναι το σύστημα της παγκοσμιοποίηση Αυτό το νόμισμα στο μεσοδιάστημα ο Ρωανόκλου των ο ήλιος. Το κράτησαν με νύχια και τα δόντια. Θα δεχτεί πάλι πίεση στο 16, νομίζω μια υποτίμηση, τουλάχιστον μια σε σχέση με το δολάριο ή σε σχέση με το γουάνεν και αυτό συνεχώς υποτιμάται για να κρατηθεί η κινέζικη οικονομία. Ε, νομίζω ότι στον πόλεμο αυτών των τριών νομισμάτων δεν θα λήξει. Πέρασε τη λήξη του. Δηλαδή φοβόμουν να έρθει και το 15 ότι αν θα κρατηθεί. Εφόσον κρατήθηκε θα κρατηθεί έστω με νύχια και με δόντια. Θα το κρατήσουν. Ωραία. Ε, ε... Με συγχωρείτε, Ναι, παρακαλώ. απέναντί, δίπλα σου είναι. Λοιπόν, εντάξει, το ευρώ είναι ένα ακόμα νόημα το οποίο χρησιμοποιείται σε κερδοσκοπικά παιχνίδια. Και εδώ παίρνω και την πάσα από το Θανάσι που κάτι παίζει για Δία. Γενικά, κρίσει με την έννοια τη κερδοσκοπική απόπειρα. Γιατί οι κρίσει, οι χρηματιστηριακέ ειδικά, αυτό χαρακτήρα έχουν. Χωρί το Δία δεν παίζουν. Και επίσης χωρίς τον πλούτονα δεν παίζουν. Δηλαδή είναι οι δύο βασικοί δείκτες που για να πάω, να πάω τώρα και στα αστρικά μου έτσι γενικά φέτος έχουμε ένα τετράγωνο κρυφό όπω λέω εγώ δια πλούτονα ε, του τροπικού διάμενου τον αστρικό πλούτονα και παράλληλα έχουμε αυτό το σχήμα δια κρόνου ποσοδόνα δηλαδή υπάρχει μια εμπλοκή όλων αυτών των δικτών. και ουσιαστικά δεν θα πω τίποτα άλλο παρά, παρά αυτό που είπα και πριν ότι βαδίζουμε σε μια ολοένα και κλιμακούμενη κρίση η οποία θα, ε, θα δείξει δηλαδή θα έχει τις κοινωνικές συνέπειες μετά το 2020 ωστόσο αυτά που είπε ο φίλο μου ο, ο πριν για τον Ιάκωβο έτσι καλά τα λέει ο Ιάκωβος και είναι και μέσα στο πνεύμα των καιρών ε, ουσιαστικά όμως εγώ θα πω το εξής ότι η υπερχιλιετής αυτοκρατορία η Βυζαντινή κάποια στιγμή έπεσε η Αιμονή κάποιων ανθρώπων να θέλουν να κυριαρχήσουν και να νομίζουν ότι αυτό το πράγμα θα κρατήσει αιώνια, είναι ένα ίδιο τη ανθρώπινη της ψυχολογία το οποίο πραγματικά ε, είναι για συζήτηση. Κανεί δεν το έχει πετύχει μέχρι τώρα και ούτε πρέπει να το πετύχει. Γιατί ακριβώ δεν μπορεί να αντιστρατεύεσαι του κοσμικού ρυθμού. Δηλαδή, όταν οι κοσμικοί ρυθμοί σε πάνε, μπορεί και να το πετυχαίνει αυτό που θέλει εύκολα. Όταν όμω δεν σε πάνε, ό,τι και να κάνει, αυτό που έχει καταραίει. Εγώ λοιπόν, πριν σα έδωσα 150 χρόνια. Είναι πολλά, θα μου πείτε. Αλλά ουσιαστικά μετά από αυτή την ε, ημερομηνία, το εισιτήριο του κυρίου Ιάκωβου δεν ισχύει πια. Χρησιμοποιώντα τώρα και ένα κλισέ, ας πούμε του Ρωμαγκαρί. Ε, όσον αφορά για, το, για ένα σχόλιο που είδα για την εποχή του υδροχού, κάποιο έγραψε Παγκοσμιοποίηση και εποχή του υδροχού. Η εποχή του υδροχού δεν υπάρχει ακόμα. Δεν ισχύει, δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Όταν έρθει η εποχή του υδροχού, ο δυτικό πολιτισμό θα καταρρεύσει. Αυτό έχω να σας πω, με πλήρη γνώση και δεν ξέρω ποιοι θα χαρούνε, εμείς εδώ μπορούμε να χαρούμε περισσότερο. Αυτά από μένα, να καληνυχτήσω κιόλα, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους μας άκουσαν και όσοι θα μας ακούσουν, γιατί εκπομπή φαντάζομαι θα, θα παίξει Βεβαίως. πολλά απλά. Εγώ λίγο να πω με τη σειρά μου, γιατί υπάρχουν δύο-τρία ερωτήματα, ε, το ένα είναι αν εμείς θα είμαστε στο ευρώ. Η άποψή μου από την έχω πει παιδιά. είναι πει ότι για την Ελλάδα το ευρώ είναι προσωρινό νομίσμα. Πρώτον. Δεύτερον. Α, α, λέει εδώ μια κυρία Τίνα. Δώρα, άσε τον γκάρ να πεί με η μαράκι όπως κάθε φορά. Ε, για ποιο λόγο να μην το ξανάπω, Για να μην πέσω έξω. Και να πέσω έξω δεν τρέχει τίποτα. Δεν είμαι α, θεός, δεν είμαι αλάνθαστός. Αλλά γενικά μέχρι στιγμής έτσι, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω. Τα έχω πάει καλά λίγα και ο άτοιμος. Εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή η τύχη να με πουλήσει. Από την άλλη, επειδή διάβασα ότι είσαστε και αστρολόγος, έχετε ανοιχτή πρόσκληση όποτε θέλετε εδώ να έρθετε να συζητήσουμε για οποιοδήποτε θέρμα αστρολογία θέλετε. Έτσι. Αυτό το εγκρίνω κι εγώ. Όποιο γιατί... γουστάρει να έρχεται Έτσι, εδώ. Γιατί τον ακριβόμαστε πίσω από μια ανωνυμία. Και όπω έχω πει και εγώ στι εκλογέ μου, κομπές, μπορεί να λέμε ότι θέλουμε και όποιο θέλει να μα βρήσει τα μικρόφωνα ανοιχτά, να έρθει να μα βρει εδώ στον αέρα, αλλά με μια προπόθεση: Θα βρήσουμε και εμεί. Όχι, Έτσι. εγώ δεν θα βρήσω γιατί μεγάλωσα, ναι. μεγαλικά και πιάνω είμαι. Δημοκρατικά τα λέω εγώ αυτά τώρα. Δηλαδή θα έρθει όποιο θέλει να μα ταχώσει, όντω. Αλλά θα υποστεί και τι συνέπειε να τα χώσουμε και εμεί. Ε, η Μαριλίζα λέει είναι θέμα τύχη, η μελέτης Όχι είναι θέμα μελέτης ε, Εγώ θέλω Πρωτού πάμε σε ένα κλείσιμο Γιατί το τραβήξαμε πολύ Θα πάμε σε ένα διάλειμμα μουσικό Ωραία. Που θα το αφιερώσουμε Σ όσο ήταν μέσα σήμερα Και είναι λόγω και των ημερών Μια καταπληκτική εκτέλεση Από το αστέρι του βοριά mm -hmm. Του Χατζητάκη σε εκτέλεση Ντέμι Ρούσου mm -hmm. Και θα γυρίσουμε να γαλνηθίσουμε όλοι τους Άρα. Πολλά, πάρα πάρα πολλούς φίλους που είχαμε σήμερα μέσα. Είχαμε ρεκόρ ακροαματικότητας εδώ και 15 μήνες στον αλβεντό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σπάνιο κομμάτι, δεν παίζεται στα αριζιανά γιατί εδώ δεν κάνω ένα αφιέρωμα. Πέθανε αυτό ο τεράστιο Έλληνα με 150 εκατομμύρια πωλήσει δίσκων και δεν ασχολήθηκε κανεί. Τώρα, μα ήταν καμία αδελφή ψυχή. Κάθε μέρα θα ήταν στο κρατικό κανάλι που πληρώνουμε όλοι μα για να λέει ο καθένα ό,τι του αρέσει, ό,τι μαλακία του κατέβει. Γιατί το παρακολουθώ και θυμάμαι τη φίλη μου τη Μελίνα που έλεγε: Εγώ δεν πληρώνω ΕΡΤ. Εντάξει τώρα ναι. Τώρα δεν πληρώνεις σίγουρα Αλλά εντάξει Από τότε είναι το εργάκι έτσι Οργανωμένο Λοιπόν εγώ πριν πάρει το λόγο Ο κύριος Καλχάιν Σότιγκερ mm. Να αυχηθώ να περάσετε καλά τις γιορτές και το λέω σαν να τελειώνει η εκπομπή γιατί με την έννοια ότι δεν θα ξανακάνει εκπομπή εντό του έτου, με αυτή την έννοια το λέω εμείς θα είμαστε εδώ αύριο στις 8 η ώρα με πολύ εκλεκτούς καλεσμένους δεν του έχω αναφέρει θα του αναρτήσω αύριο και αν δεν έρθετε τη Δευτέρα στο WIBE LOFT στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης μετά τις 6 ο σταθμό τη Δευτέρα την Τρίτη θα κλείσει και θα σας βάλω στερετικά τελεια θα είναι όλοι εκεί και ο ΚΑΡΤ είναι εκεί και όλη η παραγωγή που κάνουν εκπομπές εδώ Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο ο Κύριος, εγώ την Κυριακή κλπ. Καλεσμένοι φίλοι που μας έχουν τιμήσει εδώ με την παρουσία της όλο αυτό τον καιρό από πέρυσι Σεπτέμβριο και έχουμε παγκόσμιο ρεκόρα κραμματικότητας για Ιντερνετικό ραδιοφωνό, το δηλώνω επισήμως. Υπάρχουν οι μέτρησει και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και θα ακούσετε και ενδιαφέροντα πράγματα θα είναι εκεί ο Σαραγάς, θα είναι ο Γεωργίου, ο Γρηγορίου όλοι οι ερευνητές οι φίλοι, Γούδη, Δεσκεσία θα είναι εκεί και πολλοί άλλοι φίλοι που θα με τιμήσουν και θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους Λοιπόν, αυτά από μένα, να ευχηθώ σε όλους καλό βράδυ και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη σημερινή εκπομπή ο λόγος στον κύριο Καλχανιζόντιγκερ εγώ καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ξενυχτήσατε, που πιάσατε στα ΣΥΔΗ, που ένα χρόνο και πλέον εδώ ε, έχουμε γίνει μια μεγάλη παρέα. Ε, θέλω επίσης ε, να πω κάτι, θέλω λίγο το λόγο για 40 δεύτερα. Uh, θέλω καταρχήν να σα ευχαριστήσω που με τιμάτε, με την εμπιστοσύνη σας uh, όλα όλο αυτό τον καιρό. Θέλω να ξέρετε ότι έχω φέρει εδώ στην εκπομπή άτομα τα οποία uh, ξέρω ότι μπορεί να μην ταιριάζουν απόλυτα οι απόψεις μας, ίσως πολλές φορές και καθόλου, αλλά ξέρω ότι αυτό που θα πούνε είναι προϊόν, μελέτης και προϊόν έτσι βαθιάς γνώσης. Εγώ, από τη μεριά μου, κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Α, πρώτον, για το 2016 η Ελλάδα οικονομικά δεν θα είναι αυτό το χάλι. Δεύτερον, για το 2016 έρχεται νέος κομματικός συνδυασμό ο οποίος θα είναι πιθανόν και από τα σπλάχνα της νέας δημοκρατίας, με άτομα μέσα α, που ίσως έχουν υπηρετήσει και σε θεσμούς στο παρελθόν. Και για να γίνω και πιο έτσι, κατανοητός, α, το κόμμα που ετοιμάζεται και στο οποίο πιθανόν να μετέχουν και μέλη από την πρώην νητέως, σαν θέλετε, βασιλική οικογένεια, έχουν πάρα πολύ σοβαρές πιθανότητες να πετύχουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τρίτον, ε, το ευρώ θα είναι ένα προσω, προσωρινό νόμισμα για τη χώρα. Και τέταρτον και τελευταίον, ετοιμαστείτε για μία ή ακόμα και για δύο εκλογές. Αυτά ήθελα να πω εγώ με τη σειρά μου. Κάντε υπομονή. Ε, και από 21 πέμπτου Τα πράγματα ξημερώνουν αρκετά καλύτερα. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Αν κάποιος ε, στεναχώρησα, λυπάμαι. Ε, θα ήθελα να σας πω... Καλές γιορτές να έχετε. Πάνω απ' όλα υγεία. Ε, Πολύ εμπιστοσύνη. Μην έχετε σε ελληνικέ τράπεζες μετά το Γενάρη. Αφού δεν είναι ελληνικές. σε ελληνικές ελληνικέ. Δεν σε περιπτώσει. Απλά είναι στην Ελλάδα. Και ε, ε, ετοιμαστείτε για αυτό που σας είχα πει πέρσι για τα ζευγάρια χειροπέδες που δεν έχουν εκτελωνιστεί. Από ό,τι μου είπαν εκτελωνίστηκαν. Βρίσκονται πολλά ζευγάρια στο γραφείο τη κυρίας Παπ που παραιτήθηκε γιατί έντρο δεν δεχόταν πίεσης. Γιάννη μου, το μαντήλι σου. θεωρώ μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που σου να μου. Είναι αμοιβαίο αυτό και εύχομαι να κάνουμε και άλλες εκπομπές. Εννοείται ότι θα κάνουμε. Καλές γιορτές όλους τους φίλους και τις φίλες. Γιώργο, σε ευχαριστώ που να μαζί μας. Είναι δέσμευση, είναι δέσμευση ότι όσο υπάρχει αυτός το σταθμός, και αυτή η εκπομπή, το βήμα είναι ανοιχτό για όλους. Πολύ δε περισσότερο για σένα που σου έχω σεβασμ απεριόριστο σεβασμό και απεριόριστη εμπιστοσύνη. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην εκπομπή μου. Καλές γιορτές. Μπορώ να πω δύο χιουμοριστικά κλείνοντας. Βεβαίω. Ό,τι γουστάρεις μπορεί Υπό να πει μια, μια ευχή. Ε, επειδή βλέπω το γιο σου είναι λίγο στενοχωρημένος Εύχομαι δεν λοιπόν. έχει περισυφάγει αυτό. Δεν όχι, όχι, όχι, όχι. Εύχομαι να τον νοθετήσει τόσο πολύ και μπορώ να προθυμοποιηθώ κι εγώ ναι. να το κάνει στο πεδίο Ολυμπιακό. Μπα σχεδί λίγο χαρά. Όχι Γιατί, γιατί το βλέπω, θα... είναι λίγο στενοχωρημένο. Να δει κανένα πρωτάθλημα θα... με κανέναν. Θα γίνει ο μετά. Είναι μικρό και μπορεί εγώ να είναι. Εγώ την έκανα την ευχή, έτσι. <laughs> Ένα δεύτερο. <laughs> Επειδή είπα για τον Τζίμπρα διάφορα, θέλω, είδα σήμερα μια γελιογραφία του KIR. Και θα ήθελα να σε διαβάσω δύο γεροντάκια και λέει το ένα στο άλλο. Είναι τόσο μεγάλη η κολοφαρδία του Τσίπρα που μπορεί αύριο να εκλεγεί αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία. Και να λέει ότι είναι αριστερό. Υπό... Εντάξει, πώ ε, σου φαίνεται αυτό. <laughs> να είσαι στη Νέα Δημοκρατία και να λέει ότι είμαι αριστερό. Αυτό το λέει συνέχεια για να το πιστέψει. Ήταν πολύ επιτυχημένο. Του έχουν πει να λε αυτά, να τα ακού για να σου δίνουν ναι, πιστευτά. Κατάλαβε. Ε... Να, να, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, για το βήμα που μας δώσατε για να πούμε ό,τι με, έχουμε μελετήσει και έχουμε δει. Ε, πάντα, εγώ τουλάχιστον, είμαι της αλήθειας όσο και αν αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους ε, και να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο ε, όλα τα πράγματα να πάνε καλύτερα γιατί όλα γίνονται για το καλύτερο. Ακόμα και οι δυσκολίες που περνάμε Ακόμα και τα διάφορα που περνάμε είναι για να αλλάξουμε εμεί οι ίδιοι. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ωραία. Λοιπόν, ποιος κορυφαίο μαρκετίστα ή μάνατζερ έχει πει αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, περιμένεις να αλλάξουν τα πράγματα και οι άλλοι. Α, αν δεν αλλάξει, εσύ δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα. Μα ποιος φυσικά το δεν αλλάξει ποτέ ο οργανάκη. Δεν το ξέρω. Ναι. Ο Μαρκετή, Ναι, ε, Γι' αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπο ήταν 2,5 μισή χρόνια μπροστά. Δύο μισή μπροστά. Παρακαλώ. Κωστή μου, σε ευχαριστώ που ήρθε στην εκπομπή. Κι Συγγνώμη καταρχήν για την ταλαιπωρία. εγώ, τι πια ταλαιπωρία. Εντάξει, <laughs> ταλαιπωρήθηκαμε λίγο. <δεν laughs> Χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ να πω κι εγώ μια κουβέντα στον κόσμο. Τα χρόνια μου πολλά. Και θέλω να δεχτούμε ότι τελικά ζούμε σε ένα μοντέλο χαοτικό. Και εφόσον στο ιερό του χάο. Ισχύει ακόμα και το πέταγμα τη πετρελούδο, όσο μάλλον ο εγκέφαλο μα. Για να τρέψουμε καταστάσει. Ωραία. Θανάσιμο. Σε ευχαριστώ που ήρθε εδώ. Είσαι μια όαση στη γκρίζα δεξιά. Θε πες κάτι υπήκο. Μπορεί να το πει στα γαλλικά, δεν το θέλω. Όχι γιατί έχω πρόβλημα με το λεμ. Είναι που καλώνει, αλλά και Αντού τα λέμ. Σε ένα ε, σε ευχαριστώ που ήρθε. Και εγώ ευχαριστώ Καλά για την για. Χρόνια πολλά σε όλους Καλέ γιορτές Ωραία. Το 15 ήταν η χρονιά Πάτος πιστεύω Οπότε Ωραία. το 16 ήταν καλύτερο Ωραία. Ξεπατωθήκαμε δηλαδή ε. Ωραία. Ε, Για ποιο Γιώργο. Πάτο μιλάει τώρα Για τον Πάτο σε... το δικό μας Τον Πάτο του Βενιζέλου που έλεγε βαλάπατο Πάτο στο έτσι, Βαρέλι Καταρχήν Γιώργο μου θέλω να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Είμαι άτομο. Έτσι, φιλόξενο. Τόσο εσύ, όσο και η Γεωργία που με έφερε εδώ η Κουμπούνη. Η φίλοι μα, τη με την οποία επικοινωνώ και θα κάνουμε κάποια πράγματα Ωρα. με το νέο νέτος. Ωρα. Είναι πάρα πολύ απασχολημένη αυτή την περίοδο. Και ε... το λέω προς... Ε... Ξέρεις μας, Μα ακούνε, και μας ακούνε άτομα Ωραία. και εγώ δεν έχω τέτοιες έξις Οπότε θέλω να είμαι καθαρός Είναι φίλοι μου, είναι φίλοι σου Ωραία. Ε, Από εδώ απέχει απομόντες γιατί δεν έχει χρόνο Και θα ξεκινήσει με το νέο έτος Ήδη τρέχει σε δυο τρει εφημερίδες Λοιπόν ε, με φέρατε εδώ, μ, προσφέρατε πάρα πολλά πράγματα και σα ευχαριστώ. Νομίζω ότι και εγώ από τη μεριά μου έβα, έβαλα τα δυνατά μου. Κοίτα, αν εγώ δεν είχε τονίσω... την ικανότητα να το στηρίξει αυτό που κάνει, δεν σου είχαμε όλα τα μικρόφωνα ανοιχτά. Εδώ η πραγματικότητα είναι η αρένα. Πετάς το άλογο στην αρένα. Άμα είναι κουτσό αγόρι μου, άσπρο. Λοιπόν, Ωρα, εγώ να τονίσω στου φίλου που θέλουν. Να μάθουν τι θα γίνει α, την επόμενη χρονιά. Αυτή την Τετάρτη θα είμαι στον Αλμπέντο. Και ναι. όσοι θέλουν να σε επικοινωνήσουν με το info παπάκι αλμπέντο14.com ή το ρίξτε το number. Την Τετάρτη θα δεχτεί του φίλου σου. Ναι, ναι. Αγόρι ναι. μου να βάλω λευκή φόρμα. Πώ λένε, και να έρθω. Έχει γίνει νοσοκόμο. Έτσι. Λοιπόν. Κλείσει εσύ και θα τα πω εγώ. Λοιπόν, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω. Α, από την άλλη, εγώ παίρνω την εκπομπή σε στικάκι. Θα τη σηκώσω και από το δικό μου... Πρόσεχε που το θα το βάλεις. Ε, το πω, Γιατί με το στικάκι που... έχουν μπει οι στη μέση, έχουν μπει διάφοροι, κατηγορείται Όχι, κόσμος. Όχι, δεν έχω εγώ τέτοια. Πρόσεχε ναι. που θα Πρόσεχη. βάλεις το στικάκι. Λοιπόν, το στικά... Κοίτα, βασικά υπάρχει περίπτωση <laughs> αν χαθεί το στικάκι να είναι εκεί στα... Στα φεϊβολάντα τη Πιτσαρία σε το Βενιζέλο που το έχει ξεχάσει. Ναι, δεν ε... θυμάται το παιδί, αυτό λέω, μην το ξεχάσεις πουθενά. Ε, οπότε, την επόμενη, ε, αύριο το πρωί θα είναι ενερτημένη στο, στο astrolabor.blogspot.com και ε, θα τη σηκώσει βέβαια και ο Τάσος, ο πολύ πολύ γρήγορος. Ο Ντεπόρτες. Ναι, ναι, ο Ντεπόρτες ναι. και παράθυρας. Ναι. Θα σηκώσει... Και στην ομάδα του Αλμπέντο θα πείτε «Αλμπέντο ομάδα». Ωραία. Και θα είναι και εκεί, θα το αναρτήσω και εγώ και θα μπει και επανάληψη όλο αυτόν τον καιρό. Και θα πάτε και στη σελίδα του Αλμπέντο στο banner Programs mm. Δευτέρα-Τρίτη. Θα είναι απάνω εκπομπή που αν την παίρνετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Την εκπομπή εννοώ. Türkiye, ναなる, γιατί, το διευκρίνησα, ναι, σε προλάβα. Και figured. να την να ακούτε. Ολοκλήρωσε. Γιατί ε, αργήσει και να ολοκληρώσει. Αυτό ε, είναι και επιτυχία. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου. Που ήσασταν εδώ με τους φίλους μου Που τα είπαμε Υγεία να έχετε Τη Δευτέρα θα είμαι στο μαγαζί Εκεί που είναι ο Καρποδίνης να πιω κανένα. ποτέ Θα τα πω τώρα σε λίγο λοιπόν, Γιατί με ρωτάνε οι φίλοι Ωραία. Ε, Καλή χρονιά Γεμάτη υγεία Ευτυχία Και προφανώς με καινούργια κυβέρνηση Να είστε καλά Ωραία λοιπόν, Αφού ολοκλήρωσε ο κύριο Καχά εζότηκε Αργή και να ολοκληρώσει το παιδί αυτό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω το για τους φίλους να μην το γράφω στο τσάτ τώρα. Τα τηλέφωνα και ενημέρωση μπορεί να πάρετε όσοι δεν το προλάβετε. Στο site του σταθμού, infopapakialbedo14.com είναι το mail και τα τηλέφωνα είναι απάνω ε, τη Δευτέρα το βράδυ. Είναι και το hit of the night της χρονιάς, η μεγαλύτερη νύχτα το ηλιοστάσιο που λέμε. Vibe Loft. Σκουζε 4, πλατεία Αγίας Ειρήνης Στο Μοναστηράκι Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μαραζί Το έχει ένας αδερφός και φίλος Ο Γρηγόρης Ωσάμορ Κασόγλου Παλιός ραδιοφωνάτζης Και αυτός, στον Ελευκό, στον Νίτρο κλπ. λοιπά, αδερφός και φίλος ε, Ταιριάζει στο χρώμα Του Αλμπέντο Θα είμαστε εκεί λοιπόν μετά τις 6 Μέχρι τις 10, 11, 12 Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα το καινούριο Τη σεζόν που μπήκε. Θα γνωρίσετε τους φίλους Τους παραγούς όσοι δεν τους ξέρετε Ποιοι είναι τη Δευτέρα, ποιοι είναι τη Τρίτη Θα είναι ο κύριος Βιαννίτης εκεί Ο κύριος Γρηγορίου ε, Μην αδικήσω κανένα τώρα Δεν λέω άλλου του ξεχνάω Ο Κάρλ εγώ Και όσοι φίλοι είχαν Μας τίμησαν εδώ ως καλεσμένοι Με την παρουσία τους Όπως ήταν και οι παρόντες φίλοι σήμερα Θα είναι όλοι εκεί Ο Γούδης, ο Γεωργίου, ο Σ ο Αργυρόπουλος Ο Γρηγορίος, τον είπα Ο Ποταμιάνος, ο Κλήμης Όλοι θα είναι εκεί Να πιούμε το γαφέ μας Να περάσουμε καλά Και Να κλείσουμε τη χρονιά ευχάριστα Τη Δευτέρα το βράδυ θα είμαι κανονικός Θα είμαι Δόροθη. Δόροθη είμαι από μικροφόνου Μετά τις 6 λοιπόν τη Δευτέρα το απόγευμα, εκεί 21 του μηνός, μονασιράκι πλατεία Αγίας Ειρήνης, Vibe Loft. Ο Αλμπέντο θα είναι εκεί, όλοι να είστε εκεί, να έχετε ένα καλό βράδυ και αύριο βράδυ μην χάσετε την εκπομπή. Άγνωστοι επισκέπτες, άλλη τετράωρη βάρδια αύριο, από τις 8 και μετά. Ένα καλό βράδυ να έχετε όλοι σας.